Ναι, Όπω και ένα μικρό ερωτικό που έχουμε πάλι, για το οποίο, αν θέλετε, υπάρχει ελεύθερη συνεισφορά εδώ σε ένα ποτηράκι μπροστά. Όποιο θέλει, ό,τι θέλει. Ε, ο Πλατήπου είναι μια διεθνή ομάδα που σκοπό έχει τη φιλοξένηση μια κριτική συζήτηση εντό τη αριστερά, η οποία ελπίζουμε ότι μπορεί να συμβάλλει με τον τρόπο τη ε, σε έναν χειραφετητικό αντικαπιταλιστικό μετασχηματισμό πιθανώ. Ε, στην Ελλάδα είναι ο δεύτερος χρόνο στον οποίο λειτουργούμε. Διοργανώνουμε ομάδες μελέτης. Έχουμε μια μαρξιστική ομάδα μελέτης κάθε ε, τρίτη, τρεις ώρα στο στέγη τη νομικής, ακριβώς από κάτω μας. Ε, βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή για καφέ και συζητάμε διάφορα πράγματα στο Πελβίλ. Και η βασική μας δραστηριότητα είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων. Αυτή είναι η πρώτη που κάνουμε φέτος. Κάναμε και μερικές παρουστάσεις για το φύλλο και τη σεξουαλικότητα και το ρατσισμό μέσα στο εξάμεινο. Ε, γενικά είναι ανοιχτές οι συναντήσεις μας και της ομάδας μελέτης και του καφέ μπορείτε να έρχεστε, όπως επίσης μπορείτε και να συμμετέχετε κανονικά και να βοηθήσετε στη φιλοξένηση αυτής της συζήτησης τη αριστεράς. Ε, το θέμα σήμερα είναι μαρξιμός και αναρχισμός. Προέκυψε... Ε, μέσω μιας διεθνούς επιτροπής που δημιουργήσαμε στην οποία συμμετείχαμε και εμείς με το σκεπτικό και ερωτήσεις προέκυψαν από συλλογική δουλειά θα γίνει η ίδια εκδήλωση και σε άλλες χώρες και άλλες πόλεις τον Ιανουάριο θα γίνει μια στον Καναδά και μετά θα ακολουθήσει μια στο Λονδίνο με διάφορους ομιλητές με την ίδια θεματική Δεν κοίταμε τους <ΣΣΣ> ελληνικούς ομιλητές Το δεν έχω ξεράστιμα αυτό. Ωραία, η δομή τη εκδήλωση. Έχουμε πίσω ομιλητέ ότι έχουν 15 με 18 λεπτά περίπου για την αρχική του συζήτηση. Ε, στη συνέχεια θα τους δώσουμε από 2 λεπτά αν θέλουν να σχολιάσουν τι υπόλοιπε ομιλίε και μετά μπορείτε να κάνετε στι ερωτήσεις, τοποθετήσει και να ανοίξει η συζήτηση ευρύτερα. Αυτή είναι η δομή. Και η αίθουσα θα πρέπει, την αίθουσα θα πρέπει να την αφήσουμε μισή ώρα. Αυτή είναι η συμφωνία. Ε, είναι μαζί μα και του ευχαριστούμε που ήρθαν ο Νίκο Μικοσγέννη από το Δίκτυο, η Λέι Γκέωκα από τι εκδόσεις των Ξένων και ο Τάσο από το Κουμέν Λάμδα. Ε, έχουμε ένα σκεπτικό και ερωτήσει το οποίο μπορείτε να, προ... να πάρετε και να το διαβάσετε αν θέλετε που του απευθύναμε, να διαλέξουν ποια από αυτά τα θέματα του ενδιαφέρουν ή και άλλα δικά του να συζητήσουν και θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο. Ε, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το, το πλατίποδα όχι εθιμοτυπικά αλλά αλήθεια, πολύ ειλικρινός, και γιατί και, και μα τιμά ως συλλογικότητα η πρόσκληση, αλλά κυρίως γιατί εκτιμώ πολύ αυτό που κάνουν, ειδικά σε περίοδο κρίσης που η συγκυρία μας πιέσει τόσο πολύ από παντού, Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε μερικές ανάσες, να στεκόμαστε ένα βήμα πίσω από την επικαιρότητα και να προσπαθούμε να κάνουμε λίγο θεωρία για να είμαστε καλύτεροι στις υπόλοιπες δουλειές που κάνουμε. <ΣΣΣ> Όπως το κατάλαβα το θέμα της σημερινή κουβέντας, προσπαθεί κάπως να αποτιμήσει τη συνεισφορά του αναρχισμού και του μαρξισμού. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για το δεύτερο για τον οποίο ξέρω κάποια πράγματα ως ριζοσπαστικές ιδεολογίε. Και καλά κάνει νομίζω καταρχάς να τις χαρακτηρίζει, να το χαρακτηρίζει το μαξισμός ω ριζοσπαστική ιδεολογία, ιδεολογία δηλαδή, γιατί ω τέτοιο είναι αντιληπτό από, ε, από την πιάτσα και από το πολιτικό χώρο και από, την, από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και από την ίδια την ιστορία ω τέτοιο από τη μάται. Οπότε το ερώτημά μα είναι αν ο αναρχισμός και ο μαρξισμός ως ριζοσπαστικέ ιδεολογίε είναι καλές, είναι χρήσιμες, έχουν βοηθήσει και μπορούν να συμβάλλουν και σήμερα στο, στο κοινωνικό ανταγωνισμό και στη ταξική πάλη. Παραδόξως, η απάντηση που μου έρχεται στο μυαλό, σε σχέση με τον μαρξισμό πάντα, είναι ότι ο μαρξισμός είναι μία μάλλον κακή ιδεολογία. Μπορεί να είναι μία πολύ καλή θεωρία για το πώ λειτουργεί το κεφάλι. Μπορεί να είναι επίσης μια καλή θεωρία, αν και εδώ πέρα με διάφορα ζητήματα, για το πώς λειτουργεί το αστικό κράτος. Αλλά νομίζω ότι είναι μία μάλλον κακή ιδεολογία. Να πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, παρά τις περιαντιθέτου φήμες, ο μαρξισμός έχει δαπανίσει ελάχιστη ενέργεια στο να περιγράψει την αταξική ή την κομμουνιστική κοινωνία την οποία υποτίθεται ότι ευαγγελίζεται. Όλοι οι μεγάλοι, γνωστοί, άγνωστοι, μικροί διανοητέ του μαρξισμού αλλά και το συλλογικό έργο των ας πούμε, συλλογικών φορέων, των συλλογικών οργανώσεων που αναφέρονται σε αυτό, έχουν εξοδέψει το σχεδόν το 100% τη προσπάθεια του, τη θεωρητική και τη πρακτική του προσπάθεια, στο να εξηγήσουν, να αναλύσουν τα ζητήματα τη ταξική πάλη και του κοινωνικού ανταγωνισμού σε αυτήν εδώ ακριβώ τη κοινωνία, στην αστική κοινωνία που ζούμε. Και ένα μικρό κομμάτι συνέβη τον 20ο αιώνα να αφορά τα ζητήματα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού ή τέλο πάντων της υπέρβασης τη οικοδόμησης άλλων κοινωνικών σχέσεων σε αυτές ακριβώς τις κοινωνίε που προσπάθησαν να κάνουν αυτό το βήμα. Δεν θα... Όσο και να ψάξουμε στα, στα κείμενα του Μάρξ, του Λένι, του Αλτουσέρ, του Μάωτο, οτιδήποτε, δύσκολα θα βρούμε περιγραφές του φανταστικού παραδείσου που μας περιμένει στο μέλλον, της κοινωνίας, των συνεταιρισμένων παραγωγών, της αταξική, της αδελφωμένης ανθρωπότητας και το καθεξής, πέρα ίσως από κάποιες συστηματολογικέ αναφορές, ας πούμε, για χάρη της ε, ιδεολογική πάλης τη ε, συγκυρία. Ο μαρξισμός συνολικά από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα έμεινε πολύ πιστός στο καθήκον του, που όπως το περιέγραψε με μια φράση νομίζω πολύ σημαντική ο Λένι, είναι η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένη κατάστασης, και συνόμπαρε σχεδόν επιδεικτικά αυτό που ο Μάρξ έλεγε από το 19ο αιώνα, που τότε ήταν πολύ διαδεδομένε, τι συνταγέ για το μαγειρίο του μέλλοντος, τι οποίε ήδη από τότε προωθούσαν πολλοί φιλόσοφοι τη μόδας. Στο παιχνίδι όμω τη ιδεολογική πάλης και των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, το να μην στηρίζεσαι σε ένα όραμα απλό, καταληπτό, εύληπτο, που να το καταλαβαίνει ο κόσμο και να μπορεί να είναι αυτονόητα αποδεκτό, χωρί μεγάλε αντιθέσει, ένα πάρα πολύ σοβαρό μειονέκτημα. Πολλέ άλλε ριζοσπαστικέ θεωρίε και παλιότερε και πρόσφατε έχουν ρίξει κυρίω την προσπάθειά του στο να περιγράψουν αυτό το αύριο, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο στην ιδεολογική πάλη Το οποίο ο όπλο ο μαρξισμό συνειδητά νομίζω ποτέ δεν σήκωσε. Και από εδώ φτάνουμε στο δεύτερο μειονέκτημά του. Προσπαθώντα, στο δεύτερο ιδεολογικό του μειονέκτημα, προσπαθώντα και ρίχνοντα όλη του την προσπάθεια στο να αναλύσει. Το συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη κατάσταση, τα ζητήματα που προβάλλει η ταξική πάλι εδώ και τώρα, ο Μαρξισμό προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό, να διευρύνει το πεδίο α πούμε των ενδιαφερόντων του, το θεωρητικό του αντικείμενο, όχι μόνο στο πλαίσιο των παραγωγικών σχέσεων από όπου ξεκίνησε, αλλά να αρχίσει να πιάνει το κράτο, του ιδεολογικού μηχανισμού, του καταστατικού μηχανισμού, τι σχέσει μεταξύ των φίλων, τι σχέσει μεταξύ των φυλών κ.ο.κ να διευρύνει λοιπόν την οπτική του, να αρχίσει να κοιτάζει ο σύνολο το σύμβλεγμα ολόκληρο, το περίπλοκο αυτό σύμβλεγμα όλων των κοινωνικών σχέσεων. Και όσο το έκανε αυτό, όσο διεύρυνε και προσπαθούσε να γίνει πιο αναλυτικός, ταυτόχρονα αναγκαστικά σώρευε στο εσωτερικό του και είχε να διαχειριστεί πάρα πολλές αντιφάσεις. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα αυτών των αντιφάσεων, γιατί συμβαίνει να είναι και ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Τα έξι ερωτήματα που θέτουν τα παιδιά στο άνοιγμα τη κουβέντα. Παλεύουμε για λιγότερο ή για περισσότερο κράτο. Ο Μαρξισμό από τον 19ο αιώνα ήδη είχε προσπαθήσει πάρα, μα πάρα πολύ για να πείσει το εργατικό κίνημα, για να αναλύσει, μάλλον καταρχά, να κατανοήσει ο ίδιο και σε δεύτερο βαθμό για να πείσει το εργατικό κίνημα, για το βαθιά ταξικό ρόλο και περιεχόμενο του αστικού κράτου. Ότι δεν πρόκειται ούτε για ένα ουδέτερο γήπεδο τη ταξική πάλη που ο καθένα θα, θα κάνει το κομμάτι του, ούτε πολύ περισσότερο για ένα διαιτητή που θα δώσει το δίκαιο ανάμεσα στα δύο αντιμαχόμενα παιδιά, αλλά πρόκειται για μηχανισμού που είναι εντεταλμένοι, φτιαγμένοι έτσι ώστε να ελέγχουν και να καταπιέζουν τι εργατικές τάξει, να αναπαράγουν ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά τι κυρίαρχε κοινωνικέ σχέσει και να εξασφαλίζουν τελικά τη διαιώνιση τη εκμετάλλευση ιδιαίτερα από την εξέγερση της κομμούνας το 1971 και μετά, είχε ξεκαθαρίσει και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πείσει ότι η εργατική τάξη δεν, έχει κα... δεν μπορεί να πάρει το κρατικό μηχανισμό στα χέρια της και να το βάλει να δουλέψει για τους κοπούς της, αλλά ζήτημά τη θα πρέπει να είναι η καταστροφή του ω τέτοιο. Και μάλιστα σε όλα τα επόμενα 130 χρόνια μπορούμε να καταγράψουμε... Μάχε σε όλα τα δυνατά παιδεία από αυτή τη σκοπιά απέναντι στο κράτο. Από την άλλη, ταυτόχρονα, ο Μαρξισμό πάντα αναγνώριζε τις ρογμέ που άφηνε η κυρίαρχη ταξι... η... Ταξική Συμμαχία που έλεγχε το αστικό κράτο. Πάντα προσπαθούσε να εκμεταλλεύεται του χώρου ελευθερία που δημιουργούνταν ακριβώ μέσα από τον κοινωνικό ανταγωνισμό, του δημοκρατικού θεσμού, τα πολιτικά δικαιώματα και πάντα ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, της, στην ατζέντα του, υπάλληλοι για τη διεύρυνσή του. Ακριβώ ω αναγκαία εργαλεία για την ευάθυνση και την αποτελεσματικότητα τη ταξική πάλη. Πάλεψε ακόμα πολλέ δεκαετίε για την αύξηση του λεγόμενου ας πούμε, κοινωνικού μισθού, του μεριδίου δηλαδή τη παραγωγή που θα επέστρεφε στην εργατική τάξη, όχι άμεσα μέσα από το μισθό τη, αλλά μέσω από τα κοινωνικά δικαιώματα, η πρόσβαση στη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, τη πρόνοια για του φτωχού κτλ. Αυτή πάλι κρατά εκ μέρου τη εργατική τάξη. Κρατάει εδώ και αιώνες, από την εποχή των Πουρ Λος στην Βιπτοδιανή και το κίνημα των χαρτιστών, για να κορυφωθεί, όπως ξέρουμε, στα μέσα του 20ου αιώνα, με τη συγκρότηση του αστικού πάντα, αλλά κάτω από τεράστια κοινωνικά κινήματα και πιέσεις, κοινωνικού κράτους. Κατανοούμε, βέβαια, ότι όλες αυτές οι παροχέ. Έχουν μια αμφίσιμη σχέση με την πρόοπτικη τη κοινωνική χειραφέτηση. Πάρα πολύ σχηματικά και απλοϊκά, από τη μια μεριά μπορεί να ενσωματώνουν τι εργατικέ τάξει, ιδιαίτερα των πλούσιων δυτικών κρατών, να αμβλύνουν έτσι την ταξική αντιπαράθεση και να οχυρώνουν τι αστικέ θέσει, από την άλλη όμω, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, μπορεί να συντελούν στην αυτοργάνωση τη εργατική τάξη. Για να οργανωθεί, πρέπει να έχει και ένα επίδικο γύρω από το οποίο η ταξική αυτοπεποίθηση μέσω των μερικών ποινικών να κρατούν όρθια την κοινωνία ώστε να μπορεί να παλεύει και να την εκπαιδεύουν ακριβώ σε αυτή την πάλι και τη διεκδίκηση, και ακόμα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στι συνθήκε κρίση, να μειώνουν, να περιορίζουν το ποσοστό κέρδου, το συνολικό κοινωνικό ποσοστό κέρδους τη αστική τάξη, οξύνοντα έτσι τι αιτίε τη καπιταλιστική κρίση και διευρύνοντας του δρόμου εξόδου από τον καπιταλισμό και από τις δύο τάσεις της ενσωμάτωσης ή της ε, αντιπαράθεσης ενισχύεται μέσα από την κάθε παροχή, εξαρτάται από ένα πάρα πολύ περίπλοκο συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορεί να υποθεί με μία φράση για όλη αυτή την περίοδο. Είναι σαφές όμως για τον μαρξισμό τουλάχιστον ότι σήμερα, σε μία περίοδο κρίσης, η αστική τάξη, το βασικό της επίδικο, είναι να πάρει πίσω αυτό το κοινωνικό μισθό, να περιορίσει αυτές τις παροχές και ταυτόχρονα, να περιορίσει και όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα τις πολιτικές ελευθερίες που έχει δώσει σε μία προηγούμενη περίοδο. Από ό,τι φαίνεται από τη μεριά του αντιπάλου, αυτή είναι μία μάχη επιβίωσης. Επιβίωσης τόσο οικονομικής, όσον αφορά τα ποσοστά κέρδους, όσο και πολιτικής. Αν είναι έτσι, τότε, σωστό για τον μαρξισμό, και θα σε αυτό στο τέλος κλείνοντας, είναι αυτό που ευθυγραμμίζεται σε κάθε στιγμή, σε κάθε πεδίο, σε κάθε συγκυρία, με τη βασική αντίθεση τη στιγμή. Και η βασική αντίθεση τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι η πάλι ενάντια στο περιορισμό του λεγόμενου κοινωνικού κράτου. Ενώ ότι αυτή η αντιπαράθεση συμπυκνώνει ταξική πάλη, αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να κινητοποιεί τι μάζε και να οξύνει την καπιταλιστική κρίση, ανοίγοντα έτσι δρόμου. Αν ισχύει αυτό, ναι. Γνωρίζοντα απολύτω το τι είναι το κράτο και το αστικό κράτο, γνωρίζοντα απολύτω το τι ρόλο ενσωμάτωση μπορούν να παίξουν αυτέ οι παροχέ, θα παλέψουμε για περισσότερο κράτο. Περισσότερα σχολεία, περισσότερα νοσοκομεία, ακόμα και για την κρατική τηλεόραση που φτάσαμε σε αυτό το ιστορικό ανέκδοτο στην Ελλάδα, γιατί αυτό μα επιβάλλει συγκυρία. Καταλαβαίνουμε όμω ξανά ότι με τέτοιε αντιφάσει. Από τη μια είμαστε ενάντια στο κράτο, από την άλλη παλεύουμε για περισσότερο κράτο, ακόμα και για κρατικά κανάλια, κανεί δεν μπορεί να σε πάρει σοβαρά ω ιδεολόγο. Αυτέ οι αντιφάσει όμω πιστεύω, και αυτό είναι το κεντρικό σημείο, ότι είναι όχι μόνο τα αναπόφευκτα αποτελέσματα μια θεωρία και μια πρακτική που θέλει συνέχεια να αναπτύσσεται και να είναι χρήσιμη στη συγκυρία, αλλά και μια αναγκαία προπόθεση για να συνεχίζει να το κάνει. Αν το δούμε από μια λίγο έτσι πιο θεωρητική επιστημολογική σκοπιά, αυτές οι αντιφάσεις αποτελούν τα αναπόφευτα συμπτώματα της σχέσης μιας θεωρίας με την εξωτερική πραγματικότητα την οποία και προσπαθεί να ερμηνεύσει. Και ως τέτοια, είναι ακριβώς, αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση ανάπτυξης αυτής της θεωρίας. Αν δεν τις είχαμε, αυτή η θεωρία θα ήταν σωστή, κλειστή και πεθαμένη. Οι αντιφάσεις μας, λοιπόν, νομίζω ότι είναι... Ακριβώ ότι πολύτιμότερο έχουμε ω θεωρία, ή καλύτερα είναι ίσω το μόνο που έχουμε, για να φτάσουμε στον ωραίο, νομίζω και χρήσιμο ορισμό του μαρξισμού, ακριβώ ω πεδίο αντιθέσεων. Συνοψίζοντα λοιπόν και ανακεφαλαιώνοντα, μάλλον ανασκευάζοντα την αρχική θέση, ο μαρξισμό πιστεύω δεν είναι μια καλή θεωρία και μια κακή ιδεολογία. Είναι μια κακή ιδεολογία ακριβώ γιατί είναι μια καλή θεωρία. προχωρώντας και φτάνοντας στο επόμενο, που σε αυτό θέλω βασικά να σταθώ πριν κλείσω, στο επόμενο ερώτημα που βάζουν τα παιδιά, το πιο, και αυτό νομίζω το πιο κρίσιμο ερώτημα μιλώντας για ιδεολογίες, ποιο είναι ας πούμε η πυρηνική αξία το, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο αρκετά χρήσιμο και βοηθητικό της θεωρίας της ιδεολογία, το σημείο διαραφής μιας ιδεολογία. Το σημείο δηλαδή αυτό που στέκεται ακίνητο για να δώσει νόημα να κινητοποιήσει όλα τα υπόλοιπα μέσα σε ένα ιδεολογικό πεδίο. Το σημείο το οποίο χωρίς να έχει το ίδιο νόημα παίρνει νόημα από το γεγονό ότι δίνει νόημα σε όλα τα άλλα. Το κείμενο προτείνει πολύ σωστά τρει τέτοιε παραδείγματικέ έννοιες που μπορεί να λειτουργήσουν ως κομβικές αξίες. Η μία είναι η δημοκρατία, η μία είναι η ελευθερία, η δεύτερη είναι η δημοκρατία και η τρίτη είναι εργατική τάξη. Α τη δούμε λίγο. Η ελευθερία νομίζω, η ελευθερία πάντα συγωγικά αποτελεί έχει το βασικό μειονέκτημα ότι είτε μα αρέσει είτε όχι, αποτελεί το κεντρικό σημείο διαγραφή στην κεντρική πυρηνική αξία τη βασική αντίπαλή μα θεωρία, του φιλελευθερισμού. Οι ριζοσπάσετε ιδεολόγοι είτε από τη σκοπιά του μαρξισμού, του αναρχισμού ή οτιδήποτε. Απαντούν συνήθως ότι αυτό, η αστική ελευθερία, είναι μια επίπλαστη ελευθερία γιατί στην πραγματικότητα αναφέρεται μόνο στην ελευθερία του κεφαλαίου και καταπατά τις ελευθερίες των ανθρώπων. Ο μαρξισμός μάλιστα ως θεωρία, το βασικό του ας πούμε συμπίγνωμα της θεωρητικής του προσφοράς, είναι ακριβώς ότι έδειξε το εξίς. Το πώς μια ελεύθερη σχέση μεταξύ υποκειμένων που ανταλλάσσουν εμπορεύματα στην αγορά, ο εργαζόμενο δηλαδή με την εργασιακή του δύναμη και ο κεφαλαιοκράτη με τα μέσα παραγωγή, μπορεί να μετατρέπεται μέσα από την ίδια την παραγωγική διαδικασία σε μια σχέση εκμετάλλευση και κλοπή, απόσπαση τη υπεραξία, χωρί όμω να ανατρέπεται η αρχική νομική και άρα κατεξοχήν ιδεολογική προπόθεση τη ελεύθερη σύμβαση μεταξύ ατομικών υποκειμένων. Αν λοιπόν η ελευθερία σε αυτή την περίπτωση δεν καταρρύπτεται, παραμένει, και έτσι συνεχίζει να λειτουργεί ως σήμερα στην ταξική ιδεολογική πάλη, κομβικό σημείο των αντιπάλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται από τα αγωνιστικά κινήματα. Νομίζω ότι η κατεξοχήν πρακτική της ιδεολογική πάλης είναι να πάρεις μια ιδεολογική έννοια των αντιπάλων, την ελευθερία, τη δημοκρατία, οτιδήποτε, και να πεις ότι οκ, okay, συμμερίζομαι γιατί είναι κοινή η ιδεολογία μια κοινωνία, αλλά εσεί δεν την υπερασπίζεστε καλά, εγώ την υπερασπίζω καλύτερα. Πολύ χρήσιμη και πολύ αποτελεσματική τακτική στο επίπεδο τη ταξική πάλη, στον στο χώρο πάντα τη ιδεολογία. Αλλά δεν μπορεί να αποτελεί και ποτέ δεν αποτέλεσε την κομβική αξία το, και το δικό μα σημείο διαραφή. Το δεύτερο παράδειγμα είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία επίση αποτέλεσε κομπική αξία και σε πολύ μεγάλο βαθμό το σημαντικότερο ιδεολογικό και πολιτικό όπλο στην ταξική πάλι από την πλευρά της αστικής τάξης, τουλάχιστον στην εποχή, και στη συγκυρία, στην εποχή και στη συγκυρία των αστικών δημοκρατιών. Η επίκληση του καθολικού δικαιώματος στη ψήφο και του δημοκρατικού πολιτεύματο, από τα χρόνια της κομμούνα ως τα χρόνια του Πρετεντέλη Αποτελεί το βασικό επιχείρημα της άλλης πλευράς. Το ύψιστο ιδεολογικό όπλο ενάντια σε κάθε απόπειρα συνολικής αφισβήτησης ακριβώς αυτού του πολιτεύματος και ακριβώς αυτού του κοινωνικού συστήματος. Η ίδια έννοια όμως, και αυτό έχει μια σημασία γιατί νομίζω ότι αφορά πολίτη κουβέντα και τα ερωτήματα που βάζουν τα παιδιά, η ίδια έννοια, ειδικά με τη μορφή της άμεσης δημοκρατίας, Φαίνεται να αποτελεί τα τελευταία χρόνια κεντρικό επίδικο και να υιοθετείται ακόμα και ω κομβική αξία από πολλέ ριζοσπαστικέ ιδεολογίε, πολλέ φορέ και από αναρχιακά κομμάτια, αλλά και από κομμάτια που αναφέρονται στον μαρξισμό, και από κοινωνικά κινήματα, χαρακτηριστικό ο ρόλος που έπαιζε η άμεση δημοκρατία ως διακύβευμα, πούμε, στο κίνημα των πλατιών. Εδώ νομίζω ότι για να είμαστε ειλικρινεί, παρά τι διάφορε μάχε που έχει δώσει κατά καιρού, ο μαρξισμό δεν τα πάει καλά με την έννοια τη δημοκρατία και η δικιά μου άποψη είναι ότι καλά κάνει. Η αντίθεσή του πηγάζει όχι από τα ζητήματα οργανωτικής δομής, αλλά από ένα πολύ, μια πολύ πιο βαθιά διαφορά. Για να αναφερθούμε στα πολύ έτσι, τσιτα, τσιτατολογικά, στα λόγια του ίδιου του Μάρξ, σε ένα από τα τελευταία του κείμενα, ότι η δική μου μέθοδος δεν ξεκινάει από τον άνθρωπο, αλλά από την, κοινωνικά δοσμένη, από την ιστορικά δεσμένη περίοδο της κοινωνικής ζωής. Από το σύνολο δηλαδή των κοινωνικών σχέσεων, των ταξικών και ανταγωνιστικών σχέσεων. Ο μαρξισμό δεν είναι ανθρωπισμό, είναι ένα σύστημα που δεν έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο, αλλά έχει στο πυρήνα του τη σχέση, δηλαδή την αντίθεση, δηλαδή την πάλη. Η δημοκρατία από την άλλη, σε όποια μορφή και να την πάρουμε, από την αστική ω την άμεση, είναι ένα, μια ιδεολογία, μια, ένα σύστημα αξιών, ένα πολιτικό σύστημα όπω και να το δούμε το οποίο προϋποθέτει τη λειτουργία, τη σχέση μάλλον, μεταξύ ατομικών υποκειμένων, τα οποία συνδιαλάσσονται στη βάση μιας κοινώς αποδεκτής ισότητας. Έχει στο πυρήνα της την ανάγκη για ένωση, την ανάγκη για συνένεση και την προϋπόθεση τελικά ενός κοινούς συμφέροντος. Γι' αυτό και ο αντίλογο του Μαρξισμού από τα χρόνια είδη τη Κομμούνα απέναντι στα ιδεολογήματα τη αστική δημοκρατία δεν ήταν ακριβώ η άμεση δημοκρατία, ήταν η κοινωνική δημοκρατία. Μια δημοκρατία, α το πούμε, σχέσεων, ή ακόμα καλύτερα μια δημοκρατία πάλι, η οποία δεν θα βασίζεται σε μια ανύπαρκτη αλλά υποπροποτιθέμενη ισότητα, αλλά θα βασίζεται ακριβώ στην υπαρκτή ανισότητα και στην υπαρκτή πάλι γύρω από αυτήν. Η τρίτη αξία. Η οποία νομίζω ότι αναφέρεται σαφώ στο τρίτο παράδειγμα που προτείνουν τα παιδιά και το οποίο νομίζω ότι αναφέρεται σαφώ και σωστά στο μαρξισμό, είναι η εργατική τάξη. Εδώ πέρα όμω ξεδιπλώνονται αυτό που προσπαθούσα να πω από την αρχή, η αδυναμία, η αναπηρία του μαρξισμού ω ιδεολογία. Η εργατική τάξη ο σημείο συνένωση είναι απολύτω αδύναμο. Το σημείο συνένωση, ακριβώ αυτή είναι η δουλειά του, πρέπει να ενώνει, να είναι καθολικό, να μπορεί να συνδέσει κάθε θέση μαζί του. Η εργατική τάξη, ή για την ακρίβεια, η ταξική πάλη, γιατί μόνο μέσα από αυτήν μπορούμε να ορίσουμε τις τάξεις, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Διασπά, κατακερματίζει, χωρίζει και αναδεικνύει, αντί για την ενότητα, τον ανταγωνισμό. Η πίστη, λοιπόν, στην εργατική τάξη, η οποία, αν έχει ένα ιδεολογικό κομβικό σημείο, ο μαρξισμός, η πίστη στην ταξική πάλη, η ανάδειξη ταξικής πάλης, θα έπρεπε να είναι αυτό. Είναι ένα πολύ κακό σημείο, ένα πολύ κακό εργαλείο για να κάνεις οικειολογία. Γι' αυτό άλλωστε πολλές φορές οι μαρξιστικές οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να την αντικα... αντικαταστήσουν με το έθνος, το λαό, την πατρίδα και διάφορες άλλες έννοιες, ας πούμε, που υποκαθιστούν την τάξη. Νίκανε, yeah. συγχνώμη. Πού είμαι. Ο χρήσης έχουν περάσει τα δεκαθόν. Έχω περάσει Έχω τα δεκαθόν. Ολοκληρώσεται, κάπου... εντάξει, πάνω <χω> πάν <χω> <χω> Εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει, δεν το σύλλογο. Δεν θέλω να περάσω το χρόνο. 20 λεπτά ή 20 λεπτά. Ο το κάποιος, το... Εντάξει, παιδιά χαλαρά. Απλά κάπως ολοκληρώσεται και συζητάμε και στη συνέχεια τα άλλα θέματα που θες να βάλεις. και άλλο Αυτό είναι το, το κεντρικό επιχείρημα. θέλω μόνο να συμπληρώσω με μία επιπλέον αντίφαση. Το κεντρικό επιχείρημα λοιπόν είναι αυτό. Ότι ο μαρξισμός ως ιδεολογία, αντί για να σταθεροποιεί και να ενοποιεί τα πράγματα, προσπαθεί ακριβώς να ταρακουνά τα πράγματα, να αναδεικνύει τις αντιθέσεις μέσα από τις ενότητες, τις αναγκαίες ρήξεις, τον ανταγωνισμό, την πάλη. Δεν είναι μία καλή συνθήκη για να κάνει ιδεολογία, αλλά είναι μία αναγκαία συνθήκη για να κάνεις θεωρία χρήσιμη ριζοσπαστική θεωρία. Από αυτή τη Σκοπιά περισσέβη ένα τελευταίο ερώτημα. Το αν είναι τόσο κακός και έχει τόσα μειονεκτήματα ιδεολογία, γιατί κατάφερε σε πολύ διαφορετικές περιόδους της ταξικής πάλης και της κοινωνικής ζωής, από την κομμούνα του 71, τη Ρωσία του 17, το, τη, την χιλή του 70, κ.ο.κ. να ηγεμονεύσει μέσα σε πολύ διαφορετικέ συνθήκες στη στιγμή ακριβώς που οι εκμεταλλευόμενες τάξεις προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν το πλαίσιο της εκμετάλλευσης. Κάποιες πιθανές απαντήσεις σε αυτό, τις οποίες δεν θα μπορέσω να, να αναφέρω και να αντικρούσω αυτή τη στιγμή, έχουν να κάνουν με την οργανωτική δομή, με την προηγούμενη ε, δομή του καπιταλισμού και της εργατικής τάξης, η οποία η αντιστοιχούσε σε μια προηγούμενη υποτίθεται περίοδο και δεν αντιστοιχεί τώρα. Ε, αντιπαραβάλλοντας αυτές τις, νομίζω, οργανωτήστικους τύπους απαντήσει, για μένα η απάντηση, απατώντας έτσι και λίγο συνθηματολογικά στο τελευταίο ερώτημα περί ιστορικής είναι ότι ο Μαρξισμός κατάφερε να, κάνει α... να... να ηγεμονεύσει παρά τα μειονεκτήματά του σε βιολογία σε τέτοια μαζικά κινήματα και σε τέτοιε κρίσιμες στιγμές, ακριβώς γιατί ήταν σωστός. Σωστός όμως, Ω λέξη έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία στη μαρξιστική θεωρία. Δεν είναι ούτε αληθή ούτε δίκαιο. Σωστός είναι αυτός που σε κάθε συγκυρία, σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή και σε κάθε συγκεκριμένο πεδίο ευθυγραμμίζεται με αυτό που είναι η κύρια αντίθεση, το κύριο διακύβευμα σε εκείνο το πεδίο. Θα μου πείτε ότι για τον μαρξισμό η κύρια αντίθεση είναι δεδομένη και είναι το κεφάλαιο εργασία. Όχι ακριβώ. Αυτή είναι η βασική αντίθεση. Αλλά όχι με την έννοια ότι είναι αυτή παρούσα σε κάθε πεδίο αντιπαράθεση, αλλά όπω έχει διευκρινιστεί με σαφήνεια από πολλού, ότι είναι αυτή που διορίζει, που δείχνει ποια αντίθεση θα είναι η κυρία, η κύρια αντίθεση σε κάθε συγκεκριμένο πεδίο, σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε σχολή, σε κάθε γειτονιά, σε οτιδήποτε, σε κάθε στιγμή, σε κάθε χώρα, σε κάθε λαό. Η κύρια αντίθεση η οποία δεν θα ταυτίζεται με τη βασική. Αλλά θα οφείλεται στη βασική. Γνωρίζοντα αυτή τη σχέση, μάλλον προσπαθώντα να κατανοήσει αυτή τη σχέση, η βασική αντίθεση που ορίζει, που διορίζει την κύρια σε κάθε στιγμή, όχι με μια γραμμική αιτιότητα, αλλά με μια μετονιμική, έχει υποθεί, διαλεκτική αιτιότητα, ο Μαρξισμό είναι αρκετά καλό στο να καταλαβαίνει τη βασική αντίθεση κάθε στιγμή, την κύρια αντίθεση κάθε στιγμή, και να οργανώνει τι δυνάμει του, τι θεωρητικέ, γύρω από αυτήν. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμος και γι' αυτό νομίζω ότι έχει παίξει αυτό το ρόλο στην ιστορία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λία. Εγώ θα τα διαβάσω, ε, γιατί προφορικά, ίσως θα μακρηγορούσα χωρίς να το θέλω. Ας ξεκινήσουμε με μερικές προφανείς διαπιστώσεις ε, για την... Διαφορά τάξη στην ενοιολογική των δύο Ο μαρξισμό από τη μια παραπέμπει στα κείμενα ενό ανθρώπου που έχει ονοματεπώνυμο, ενώ ο αναρχισμό αντίκειται το όνομα του από μια σειρά αρχών που τάσσονται εναντίον τη αρχή εξουσία. Αλλά κατόπιν γίνονται μια συνεκτική ιδεολογική τάση, δηλαδή γίνονται ρατσισμό. Στην πρώτη περίπτωση, ο μαρξισμός έγινε το θεμέλιο του επιστημονικού σοσιαλισμού ή του διαλεκτικού υλισμού, δηλαδή μετέτρεψε ένα σώμα από πολιτικά συγγράμματα σε γενική κοσμοθεώρηση. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, του Αναρχισμού η λέξη ιδεολογικοποιεί, δηλαδή μετατρέπει σε μια πολιτική τάση, α πούμε, την αναρχία. Έναν όρο που πρωτοχρησιμοποιείται την εποχή τη γένεση τη νεωτερικής κοινωνία. Στι αρχέ του Αγγλικού 16ου αιώνα. Συγκεκριμένα, ένα λεξικό λέει το 1539. Και αναφέρεται, βέβαια, σε πρακτικέ πολύ προγενέστερε του 1539. Τι πράττει όμω κανεί στο όνομα των δύο αυτορενειών, Τέσσερα πράγματα έχουν να πω, παρατηρήσει δηλαδή ε, θα μιλήσω για τον αριθμό και τον μαξισμό επιτροχάδιν ως επιστημονικές ακαδημαϊκές τάσεις, ως πολιτικά προτάγματα οργάνωσης. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που ιστορικά συνυπήρξαν τα δύο ρεύματα και θα μιλήσω τέλος για τα δύο ρεύματα ως ζωντανά κινήματα στον 20ο αιώνα και σήμερα. Ε, λείπει βέβαια μια αναφορά στις αξιακές διαφορές. Αναφέρθηκε και ο Νίκος ο μα στο πολύ ωραίο του κείμενο σε αυτές. Ε, Αναρχισμικού και αναρχισμού, αλλά τι θεωρώ πολύ γενικέ, θα χρειαζόμαστε πολύ χρόνο και παραπέμπω σε ένα κείμενο που έχει γράψει ο Νίκο Ανικολαήτη στο πρώτο τέχο του κοινωνικού αναρχισμού για να τελειώνουμε του τρελού καιρού. Όπου έχει ακριβώ πέντε σημεία όπου διαφοροποιούνται αξιακά αναρχισμός. Ω επιστημονικέ ακαδημαϊκές τάσει, λοιπόν. Στο όνομα του μαρτσισμού δεν έγιναν μόνο μελέτε, αναλύσει, φιλοσοφικέ επιστημονικέ δοκιμέ, προγράμματα σπουδών, πενταετή προγράμματα δια αλλά ο ίδιο ο Μαρξισμό, υπόθηκε και πριν, ταυτίστηκε με την ανάλυση είτε ω θεωρία είτε ακόμη ω απλή μεθοδολογία, με δικέ τη ευρετικέ τεχνικέ. Για παράδειγμα, στην κοινωνιολογία, που από τι απαρχέ τη οσοεπιστήμη έχει γενετική σχέση με το κείμενο τη κριτική του Μάρξη, τον Auguste Comte. Αυτή είναι η μία παράδοση. Πιο εργαλειακά, ω τεχνικέ, στην πιο πρόσφατη θεωρία των συστημάτων, στον χαστό όπω ο Βαλελαιστάιν, χρησιμοποιείται και πάλι ο Μαρξισμό. Πόσες φορές επίσης διαβάζουμε τις συγγράμματα τόσο του προηγούμενου όνου όσο και αυτού τη φράση με τη μέθοδο της ταξικής ανάλυσης ή από τη μαρξιστική οπτική, όπου δεν μιλάμε πια για θεωρία πια, αλλά για εργαλείο. Γιατί αυτό προκύπτει και σε μη-μαρξιστικά κείμενα. Επιστημολογικά, βέβαια, ο ίδιος ο Μάρξ, πράγμα που είναι αναμενόμενο και λογικό και ευτυχέ, δεν διατείνεται ότι απλώνεται σε όλες τις περιοχές. Ο Μαρξισμό, ωστόσο, ανοίγαγε έναν συγκεκριμένο τύπο ειλισμού σε απόλυτη εξηγητική και πολιτική επικάλυψη του νοητού κόσμου. Πράγμα που αναμενόμενο και αυτό είναι πάντοτε ει βάρο τόσο τη αποκαλυπτική δύναμη των γραπτών του Μάρξ στην εποχή του, όσο και του ισχυρού ουτοπικού οραματικού χαρακτήρα των πολιτικών του θέσεων. Είναι διαφορετικό, με άλλα λόγια, να διακηρύττει κανεί τη χειραφέτησή του και τη χειραφέτηση των εργατών και την ανάκτηση όχι μόνο τη ιδιοκτησία, αλλά χρήση και απόλαυση των καρπών τη εργασία. Και άλλο, αυτή να οδηγείται αυτονόητα σε τακτικέ διακυβέρνησης με διακηρυγμένο στόχο τη δικτατορία του Προεταριάτου και κοσμοθεωρητικό δεδομένο την ταξική τελειολογία τη Ιστορία. Και αυτήν τη διαφορά, οι ευαίσθητοι αναγνώσει του Μάρξ, δηλαδή ένα μεγάλο μέρο κριτική θεωρία, α πούμε, που είναι κομμάτι τη μεσοπολεμικής ευρωπαϊκή παράδοσης, τη διαφύλαξαν στο έργο του. Δυστυχώ με ευπαθή τρόπο. Στον αντίποδα, ο αναρχισμό δεν ένα αναλυτικό εργαλείο. Παρά μόνο ίσω σε πρόσφατα ακαδημαϊκά έργα ανθρώπων που δηλώνουν αναρχικοί ανθρωπολόγοι. Επειδή, α πούμε, στην παράδοση του fair cluster, εκινούν από ένα ηθικολογικό σημείο μηδέν, α πούμε, για την εξέταση τη κρατογένεση ή των ανθρώπινων κοινωνιών. Μιλάω όχι για τον Γκρέμπερ, όπω μπορείτε να φανταστείτε, αλλά για τον Τζέιμ Σκότ. ή να δηλώνουν αναρχικοί γεωγράφοι, φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μανία των ταυτοτήτων, καθώ και με τη σχετική ανοχή και μόδα του ριζοσπαστικού λόγου σε πανεπιστήμια τη Αμερική. Ο Κροπότκιν, για παράδειγμα, γράφοντα για την πολεοδομία, είτε βιολογία, ο Ελιζέρ Εκλή μελετώντας γεωγραφία, ο Μπακούνιν, όταν μελετούσε λογοτεχνία, δεν ενδιαφέρθηκαν για μια αναρχική ή αναρχιστική θεωρία του επιστημονικού του ενδιαφέροντο, ούτε για μια σειρά μεθόδων ή τεχνικών που να αντιστοιχούν στον αναρχισμό. Ακόμη και ο κριτικό τη τέχνη, Herbert Reed, βασική επιρροή τη ελευθεριακής οικολογία του Booksing, δεν έλεγε πω γράφει την ιστορία τη τέχνη υπό το πρίσμα κάποιου ισμού. Ε, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη λεγόμενη ε, καλλιτεχνική κατηγορία. Την αναφέρω επειδή είναι και το αντικείμενό μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλε τι επιστήμε και τι πρακτικέ. Αλλά επειδή ποτέ ο Μάρξ παρά μόνο σε δύο προσχεδιάσματα αντιφατικά μεταξύ του, το ένα για την αρχαία τέχνη, το άλλο για τη σχέση τέχνη και θρησκεία, δεν αναφέρθηκε στην τέχνη. Οι πολιτικέ και κοινωνικέ αναλύσει τη τέχνη δεν οφείλουν τίποτε στη μαρξική θεωρία. Όπω παραδέχονται ακόμη και αφοσιωμένοι μαρξιστέ. Ακόμα και ας πούμε, ο Άρνολτ Χάουζερ ή ο Φρεντρί Καντάλ, που ασχολήθηκαν με την κοινωνική ιστορία τη τέχνη και θεωρούσαν αυτόν μαρξιστή, επιβίωσαν για όλα τα υπόλοιπα που έκαναν. Ο μαρξισμός μετατρέπει τον Μάρξ από πολιτική κριτική, είπαμε, σε κοσμοθεώρηση με προγραμματικά στοιχεία. Εξού και θεωρεί ο μαρξισμό, είτε οι σπαρτακιστέ και οι ευαίσθητοι σοσιαλδημοκράτε τη Γερμανική Αυτοκρατορία, είτε ο μαρξισμό του λεγόμενου υπαρκτού. Για τον οποίο ένα εργοστάσιο παραγωγή που καμίσουν θεωρείται πρότυπο ανάλυση και τη καλλιτεχνική παραγωγή, του λεγόμενου σχηματοποιημένα επικοδομήματο, είτε τέλο η αριστερή αντιπολίτευση στην Ευρώπη, δηλαδή τρεις τρει μεγάλε τάσει, θεωρεί ότι κάθε φαινόμενο θα πρέπει να εντάσσεται σε μια προθύστερη, προποτιθέμενη οικονομική θεωρία. Στι καλύτερε ε, βέβαια τη ε, ε, ανάλυση αυτή, φτάνει η προσπάθεια στου και Φορκάιμερ, τη διαλεκτική του εφωτισμού συγκεκριμένα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η τέχνη εντάσσεται ούτε στη θεωρία τη εργασία του Μάρξ, ούτε στη θεωρία τη ιδιοκτησία του Μάρξ, ούτε σε κάποια συνολική θεώρηση του έργου τέχνη μαρξική προέλευσης. Άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πιο ειδικό, η ιστοριογραφία του 20ου αιώνα. Ο ακαδημαϊκός μαρξιστή ιστορικός τη περασμένη γενιά με το μεγαλύτερο κύρο για τι γενικέ του ευρωπαϊκέ ιστορίε, ο Έρικ που σύντομα θα γίνει και σχολική ιστορία, το 2007, απτυχώντα το παλιό Κρεμλίνο. Έφτασε να λέει ότι ο Ισπανικό Εμφύλιο δεν ήταν καν προεταριακή επανάσταση, αλλά μια υπόθεση διανοημένων και καλλιτεχνών που ασπάστηκαν τι ριζοσπαστικέ ιδέε στο πλαίσιο ενό διεθνού λαϊκομετωπικού πολέμου ενάντια στον και ότι ακόμα και εκείνο ο Όρουελ ήταν μια περιθωριακή μορφή που υπερέβαλε. Αυτό νομιμοποιεί και έναν ε, ιστορικό τη σημερινή γενιά, ιστορικό τη Ευρώπη, αυτόν με το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό κύρο και υψηλότερο μισθό στην Αγγλία, να γράφει σκοτεινή Ήπειρο, ο Ευρωπαϊκό 20ο για τον Μαρκ Μαζάουρ μιλάω, χωρί καν να αναφέρει την Ισπανική Επανάσταση. Η επίσημη ιστορία φαίνεται να γράφεται και να ξαναγράφεται, χωρί καν άναθεν εντολή, αφόρμητα, προσπαθώντα να σβήσει κάποια ίχνη διανοητικού αίματο. Εμπειρικά πάντως, η πιο ξεκάθαρη διαφορά στη δύναμη και στου περιορισμού των δύο παραδόσεων, στο πεδίο των νοητικών και των επιστημονικών πρακτικών, διαφαίνεται στην παιδαγωγική. Κανεί δεν συμφωνεί για το τι είναι μαρξιστική παιδαγωγική, για του μισού μαρξιστέ παιδαγωγού ε, τα παιδαγωγικά γραπτά του Αντόρνο, για παράδειγμα, είναι ελλειπίστικα και κατάλληλα για πάσα παιδαγωγική χρήση. Ενώ η αναρχική ή ελευθεριακή παιδαγωγική έχει μια σαφή διακεκριμένη παράδοση από τον Καταλανό Φρανσίσκο Φερέρ, δια των σχολείων στην επαναστατικήμένη Ισπανία, μέχρι τον Βραζιλιάνο Πάουλο Φρέιρε και το σύστημα μάθηση του MST τώρα που μιλάνε, Με θεωρία, μεθόδου, παραδείγματα και σίγουρα επίγουσε προτάσει. Πολλά συμπεράσματα μπορούν να αντιληφθούν από αυτό το πρώτο πεδίο συζήτηση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο αναρχισμό είναι ηθικοπολιτικό ρεύμα, τίποτα παραπάνω. Μια σειρά από αρχέ. Η ιστορική έκφραση αυτών των αρχών, τη διαφύλαξή του, τη υπεράσπιση και γιατί όχι και τη επίκληση του. Δεν θέλησε ποτέ να υποτάξει τι ιδέε στην ανάλυση ή την ανάλυση στα αξιακά προτάγματα εξού και το τεράστιο κενό στην προπαγανδιστική του γραμματεία. Λαϊκό μέχρι αφελείας, αντιλαϊκιστικός Μέχρι πολιτική αυτοκαταστροφή, δεν θέλησε ποτέ να υποτάξει την ποιή στην πολιτική ή αντιστρόφω. Εξού και υπάρχουν καλοί και λιγότερο καλοί συγγραφείς, επιστήμονε, ζωγράφοι, ποιητέ, αναρχικοί. Αλλά δεν υπάρχει στον αναρχισμό ούτε πολιτικό ρίτσος, δεν υπάρχει λυρικό Μάουτσε αλλά ούτε και Engels που να απλοποιεί και να μετριάζει την πολιτική οξύτητα του κομμουνιστικού μανιφέστου ανάλογα με το ακροατήριο. Μιλάω για τη γνωστή φάση, άλλο το μανιφέστο για το γερμανικό κοινό, άλλο και το αγγλικό κοινό. Οι διαλεκτικέ και τα όρια του αναρχισμού δεν επέτρεψαν ποτέ ένα ευρώ τόσο ξέχυλο ώστε να μην αφήνει απ' έξω ούτε τον Τσεγκεβάρα αλλά ούτε και τον Τσαουσέσκου. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Μαρξισμός, Μαρξισμό-αναρχισμό ω πολιτικά προτάγματα οργάνωση. Η πρώτη, η εμπειρική απάντηση στο γιατί δεν το επέτρεψαν αυτό το ευρώ, δεν είναι ότι δεν ήθελαν την πολιτική εξουσία. Δηλαδή ότι δεν ήθελαν να δοκιμάσουν την πολιτική του στα δύσκολα. Γιατί αυτή η απάντηση οδηγεί στην πολύ κουραστική συζήτηση για τη Φεντέρικα Μοντσέρνη και τον Καρδία Ολιβέρ στην Ισπανική Επανάσταση. Η σχέση του αναρχισμού με την αντιπροσώπευση φυσικά δεν ήταν ποτέ καλέ, αλλά και ποτέ δεν αποκλείστηκαν εξ ποτέ δεν ήταν κεντρικό σημείο. Γνωστά τα παραδείγματα. Ο Μπακούνη μπορεί να είπε Δεν πιστεύω σε συντάγματα και νόμου, αλλά ήταν επίση πεπισμένο ότι η πιο ατελής δημοκρατία είναι χιλιάδε φορέ καλύτερη από την, πιο, από την συγγνώμη, πεφωτισμένη μοναρχία. Ο άνερχο αντιραλισμό συχνά εμπιστεύτηκε εκπροσώπου και, και ομιλητέ σε συνελεύσει, αλλά και σε διεκδικήσει και συγκρούσει με την εργοδοσία. Το 1905, η τελευταία στιγμή που τα ρεύματα αυτά συνεργάστηκαν και όλα τα ο Ρώσο Αναρχικό Βολίν αρνήθηκε την Προεδρία του Σοβιέτη Αγία Πετρούπολη, που οι εξεγερμένοι εργάτε τον πίεζαν να αναλάβει, επειδή δεν ήταν εργάτη ο ίδιο. Άφησε λοιπόν τι μάζε να αποφασίσουν. Και είναι ενδιαφέρον ότι μετά τη σύλληψη του Νοσάρ, την Προεδρία ανέλαβε τελικά ο Τρότσικ. Και η σχέση του ίδιου του Μάρκου αρχικού Αναρχικού στην Πρώτη Διεθνή. <κυρίζει> Δάξει, η δική μα συζήτηση αφορά την ιστορική ζωή μεγάλων ρευμάτων πολιτική σκέψη και δράση, που έμεσα μόνο σχετίζονται με του εμπνευστέ, την ετοιμολογική του ρίζα και τα ιερά κείμενα. Α επισημάνουμε ωστόσο εδώ έναν επικίνδυνο μύθο περί τη δίθεν ξαφνική ρήξη στην Πρώτη Διεθνή, που πάντα επικαθορίζει τη συζητήση περί και Μαρξισμού. Το να διαβάσουμε τι όποιε θέσει του Μάρκου και του Μπακούνιν. Ω αντικατοπτρισμού μια τελεολογική σύγκρουση, δεν αρκεί για να αντιληφθούμε το πραγματικό σχίσμα αυτών των ρευμάτων στον 20ο αιώνα. Η διεθνή των εργαζομένων είχε 5 με 8 εκατομμύρια μέλη, είχε μέσα αριστερού, σοσιαλιστέ, συνδικαλιστέ, κομμουνιστές, ε, αναρχικού, περιλαμβάνει 12 χρόνια διεθνού συνεργασία μεταξύ 1864 και 1876. Πολυάριθμε συνελεύσει και κεντρικέ συναντήσει σε Λονδίνο, Γενέβη, Λοζάνη, Βρυξέλλες, Βασιλεία, Χάγη. Σα φαίνεται μικρή υπόθεση αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, έχει νόημα να μιλάμε μόνο για τη ρήξη στην πρώτη διεθνή. Είναι επιπλέον αφελές να εξαντλούμε στι αντιπαραθέσει ε, στην πρώτη διεθνή στι καθαρέ φιλοσοφικοϊστορικέ διατυπώσεις. Όπω εξάλλου είχε πει ο φίλο του Μπακούν, Νερίκο Μαλατέστα. Στην πολιτική του οικονομία και στην ερμηνεία τη ιστορία, βρίσκω σήμερα τον Πακούνιν πολύ μαρξιστή. Για τη χρήση δε των φιλοσοφικών χειρογράφων του Μάρξ, μα έχουν διαθέσει επαρκώ οι ίδιοι αρχαιομαρξιστέ και πολλέ ελευθεριακές και συμβουλιακέ κομμουνιστικές παραδόσεις του 20ου αιώνα. Η μαρξική κριτική τη αξία, όμω, από τι πιο ενδιαφέρουσε πτυχέ τη αντικαπιταλιστική σκέψη και σήμερα και η συνακόλουθη προσπάθεια συναγωγή των πρακτικών πολιτικών συνεπειών. Κάθε άλλο παρά αποτέλεσαν ω σήμερα τον κεντρικό κορμό του μαξισμού. Αν μα ενδιαφέρει να αποστάξουμε τα απελευθερωτικά στοιχεία των δύο παραδόσεων, θα πρέπει να ξανατονίσουμε ότι δεν είναι ομόλογε, αλλά και ότι όπου υπήρξαν παράλληλε, συχνά αλλά όχι πάντοτε βρέθηκαν αντιμέτωπε. Σήμερα, η πρώτη επανάσταση του 21ου αιώνα, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, μιλάω βέβαια για του Απατίστα, έδειξε το δρόμο. Πατώντα σίγουρα στην κληρονομιά του Μαρξισμού, αλλά μακρά από τι αναφορέ σε αυτόν. Πάω στο τρίτο μέρο, σε μια στιγμή τη ιστορική συνύπαρξης των δύο ρευμάτων στην Ευρώπη. Είπαμε οι παραδόσει αυτέ βρέθηκαν συχνά αντιμέτωπε, αλλά όχι πάντα. Στη Γαλλία, όπου τα δύο ρεύματα αλληλοϊποστηρίχθηκαν, όπου οι άνθρωποι που συντάχθηκαν με το Κομμουνιστικό Κομμάτι τη Γαλλία για ένα μεγάλο μέρο τη ιστορία του ω δεκαετία του 60 ανέλαβαν πρωτοβουλίε στο όνομά του, αλλά προσέφεραν στον 20ο τη σπάνια και την εγρήγορη ενάντια στο πολιτικό συμβόλο τη αστική κοινωνία, που ανέφερε και ο Νίκο πριν, ο αναρχισμό υπήρξε απλά ένα συμπληρωματικό ρεύμα, με ριζοσπαστική φωνή. Εντάσσεται δηλαδή στην ακραία πλευρά ενό επαναστατικού ρεύματο που οργανωμένα και προγραμματικά πάλευε ενάντια στο φωνικό επεκτατισμό τη Δύση στο εξωτερικό και στην εκμετάλλευση των εργαζομένων ανθρώπων στο εσωτερικό. Εδώ, α έρθει και ένα δεύτερο μύθο περί αναρχικού πάλι στη Γαλλία. Η λεγόμενη προπαγάνδα τη δράση μορφών όπω ο Ραβασόλ, ο Εμίλ Αντρή, ο Γκουίστου Βεγιάν του τέλου του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, η σύνδεση δηλαδή τη ζωή του ποινικού κώδικα με την πολιτική γλώσσα τη ελευθερία, δεν αναπτύχθηκε ποτέ αντίπαλα προ το εργατικό κίνημα με τι σαφεί κομμουνιστικές του αναφορέ. Όσο παράλληλα με αυτό, εκφρασμένε οι λευαλιστικέ τάσει υπήρχαν επίσημα και στου κόλπου του μειοψηφικού σφιό, τη section Francaise de l'Internationale des ouvriers. Έναντι τη σεξιόν Φρανσέζα de l'International Communisme, του ΣΦΙΚ, τη δεκαετή του 20. Τη δεκαετή του 30, οι υπερεαλιστέ καλλιτέχνε, κάποιοι αναρχικοί, κάποιοι μέσα στο ΚΚΚΓ και, και ριζοσπάστε, συγγνώμη, εθνολόγοι και συγγραφεί, θα εργαστούν με το ΚΚΚ για την έκθεση κριτική στη γαλλική επικοινοκρατία, την αντιέκθεση δηλαδή προ τι μεγάλε επιδείξει υπερεαλισμού του Παρισιού, ε, στην έκθεση Λαβεριτέ Ιουρλεκολονί, Η Αλήθεια για τι Απικίε. Βέβαια, στο δεύτερο μέρο τη έκθεση ενδιαφέρονταν περισσότερο να αναδείξουν την πολιτική των εθνοτήτων τη Σοβιετική Ένωση. Και παρά το ότι στην επίσημη έκθεση άνθρωποι ήταν κλεισμένοι σε κλουβιά και ατένιζαν του δυτικούς θεατέ. Αλλά αυτοί είναι οι περιορισμοί του δημοκρατικού συγκροτησμού. Επιπλέον, για να μείνουμε στη Γαλλία, τελευταίο παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι η καταστασιακή στα συλλογικά του κείμενα και ο Γίδε Μπόρκ και ο Ραούλ Βανεκέμ. Πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. Στα προσωπικά του έργα επικαλούνται τόσο τον Μάρξ, όχι τον Μαρξισμό, όσο και του Αναρχικού. Τα δύο ρεύματα ω ζωντανά κινήματα. Και κλείνω με αυτό. Πιο εύκολο είναι από όλα αυτά τα παραπάνω να μιλήσουμε για τι αντιθέσει της κόλπου των κοινωνικών κινημάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μπορούσαμε μάλιστα να παραφράσουμε τον Αντόρνο και να πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει πίεση μετά το Auschwitz, υπάρχει μόνο πολιτική. Ακόμη όμως και στα ξεκάθαρα πλέον αυταρχικά διλήμματα του ψυχρού πολέμου, οι αναρχικοί πάντοτε αναρωτιόντουσαν ποια θα ήταν η πιο δίκαιη λύση κάθε φορά. Δεν είχαν ποτέ τη συνταγή, εδώ είμαστε με του αντάρτης του ΟΕΤΕΜΑΛΑΣ, εδώ με το Χοτσιμίχ, ή ακόμη αργότερα με τους έργου αδερφούς ή του Ταλιμπάν, ή με τον όποιο τρίτο πόλο που πάντοτε κάποιοι μαρξιστές ήθελαν να βλέπουν, αφού για λόγους με κάποιον. Μπορεί τα αυτόνομα κινήματα στην κεντρική και την νότια Ευρώπη από τη δεκαετία του 80 και μετά να τάχθηκαν χωρί να το διακηρύξουν ποτέ ανοιχτά με το, στήρι... με το ρεύμα στήριξη του δυνάστη Αραφάτ, ωστόσο ποτέ δεν δημοσίευσε κανένα αρχικό καμία προκήρυξη υπέρ της εισβολή στο Ιράκ. Το ρεύμα των αντιγερμανών ή αυτό τη κριτική λευκότητα, ρεύματα που γεννιούνται σήμερα στη Γερμανία τρει γενιέ μετά την πρώτη επεξεργασία τη ενοχή του ναζισμού, εξηγούνται ακριβώ με την εξάρτηση των μαρξισμών. Από την αναφορά και την ταύτιση, γιατί μιλάμε για επιλογές ταυτότητα εδώ, με συγκεκριμένα χωρία του μαρξικού έργου. Από την άλλη, αν μιλούμε για το κύρο του μαρξισμού στον πολιτικό ορίζοντα λόγου, αυτό σίγουρα διατηρείται μόνον από το χάος και την ασάφεια, τη σταθερά δηλαδή αντιπολιτική στάση, τη στάση ενάντια στην πολιτική τη άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει άνθρωπο, να πούμε ένα παράδειγμα για να κλείσουμε, που να έχει κυκλώσει το Α και να μην σέβεται απόλυτα την κληρονομιά του Μαλατέστα που αναφέραμε πριν. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική η φιγούρα του. Μια ζωή στις συλλογικότητες και σε συλλογικότητε και συνεννοήσει, σε ομάδε και συνδικάτα, ο εκδότη κάμπο των εφημερίδων και εκατοντάδων προκήρυξεων, ο συνδιοργανωτή τη αντιμοναρχική και αντιφορολογική εξέγερση των Πενεβέντων του 1877, ο Ευρωπαίο στο πλευρό των Αιγυπτίων και Σουδανών εξεγερμένων ενάντια στον Τεουφίκ Πασά στον Αγγλο-Εγυπτιακό πόλεμο το 1882, αυτό ο άνθρωπο είχε πει Σε ομάδε εντασσόμαστε μόνο για να φέρουμε σε πέρα μια συγκεκριμένη δουλειά, όχι για να λέμε ότι κάπου ανήκουμε. Ο ίδιο άνθρωπο που το 1885 στον Πουένο Άιρε στήριξε την ίδρυξη του πρώτου συνδικάτου στην Αργεντινή, ένα συνδικάτο αρτοποιών, είπε ότι ο συνδικαλισμός είναι από τη φύση του ρεφορμιστικός και αντιδραστικό. Ο αρχισυνδικαλιστή, α πούμε το είπα. Σίγουρα λοιπόν, αν μπορούμε να το προσάψουμε κάτι βαθιά αντιμαρξιστικό, είναι ότι δεν υπέφερε ποτέ από το φετιχισμό τη ιδεολογική ένταξη, αλλά ούτε και από τον κινησμό και την παθητικότητα. Τη σοσιαλδημοκρατία, του φιλελευθερισμού ή του μικροαστισμού, χαρακτηρισμού που κατά καιρού αποδίδεται στου αναρχικού, από εκείνου του μαρξιστέ, στου οποίου τυχαία διαφεύγει η αναγκαία φυσική εξόντωση αναρχικών πριν από του δύο παγκοσμίου πολέμου. Ένα πραγματολογικό στοιχείο που κατα καιρου αποδιδεται στους αναρχικου απο εκεινου του μαρξιστε στου οποιου τυχαια διαφευγει η αναγκαια φυσικη εξοντωση αναρχικων πριν απο του δυο παγκοσμιους πολεμου ενα πραγματολογικο στοιχειο που δικαιωνει πληρω τον προβληματισμό τη σημερινή εκδήλωση είναι το εξή, και γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ για την σημερινή ευκαιρία, για τη σημερινή πρόσκληση. Γιατί να αναρωτιόμαστε για τη σημασία των πολιτικών παραδόσεων, αν δεν υπάρχει σήμερα μια ζωντανή συζήτηση για το επίκαιρο πρόταγμα μια συλλογική και προσωπική πράξη. Η ιστορία εδώ έχει αποκτήσει νέα νοήματα. Το ελληνικό κοινωνικό κίνημα τη τελευταίας 15 υπήρξε ένα από τα δυναμικότερα και δημιουργικότερα στην Ευρώπη. Οι γενικέ απεργίες συγκρι... με, όλες... με όλου του περιορισμού βέβαια, συγκρίνονται μόνο με τι γαλλικέ, η διάχυσει των εγχειρημάτων αυτοδιαχείριση μόνο με τι αντίστοιχε ισπανικέ, μιλάω για τι συνελεύσει η με, με τα κοινωνικά εγχειρήματα στη Γερμανία της δεκαετία του 90. Με άλλα λόγια, μπορεί ο Δεκέμβρη του 8 να έγινε πανευρωπαϊκή μόδα, μπορεί τεράστια διαδηλώσει εδώ να συνεχίζουν να προσελκύουν πολιτικο-δημοσιογραφικό τουρισμό, αλλά είναι γεγονός ότι η παρέμβαση του κοινωνικού κινήματος εδώ επηρεάσε και άλλαξε του όρου τη συζήτηση από τη μεταπολίτευση γενικά και χρειάστηκε, εδώ πάντω στην ερώτηση για τι πλατείε, Συντομία, και χρειάστηκε η προώθηση των αγανακτισμένων, η προώθηση των αγανακτισμένων από τα μίντια και κατόπιν η κατασκευή σχεδόν εκ του μη όντω μια δεξαμενή φασιστών ψηφοφόρων. Προσοχή, δεν εννοώ κατασκευή φασιστών ή φασιστικών αξιών. Αυτά υπήρχαν από πριν, είτε σε πλήρη εγρήγορση είτε σε νάρκη. Χρειάστηκαν λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα για να κατασταλεί η ορμή των μετασχηματισμών που επέφεραν στην κοινωνία αντιξουσιαστικέ και ευρύτερα αντιστασιακέ τάσει. Ειδικά εδώ, στην Ελλάδα σήμερα, μπορούμε να διακρίνουμε έναν ολόκληρο κόσμο ιδεών και δράσεων που υιοθετούν, ξεπερνούν και ξαναβρίσκουν τα χρώματα και τη αναρχία και του κομμουνισμού. Μίλησα πολύ αισιόδοξα, γι' αυτό κλείνω με ένα τραγικό παράδειγμα. Την ουψυχρό εκτέλεση δύο τυχαίων μελών του κόμματο Χρυσή πριν κάποιο καιρό, ακολούθησε μια προκήρυξη που ξεκινούσε με αναφορά στον δε Ουδενία σχέση, βέβαια, ένα πολεμιστή που δεν του άρεσε να σκοτώνει. Μια οργάνωση που θεωρούσε ότι η σύγκρουση έγινε όχι το 1938 αλλά ήδη το 1928, όχι στο στρατιωτικό πόλεμο, αλλά στο κοινωνικό, από τη μία πλευρά, που δεν μια σχέση αυτή η πλευρά, με την απόδοση τυφλής συλλογική εκδίκηση από την άλλη. Πόσοι αγανάξαμε αυτό το γεγονό. Κάτω τα χέρια από τον τουρού τη σκέφτονταν, όχι όμω φωναχτά και όχι στα μέσα που θα φιλοξενούσαν και τη φωνή των άλλων. Τη φωνή δηλαδή του καθένα που δεν έχει πια τη δική του φωνή. Τι μας λέει όμως θέλουμε, δεν θέλουμε, η στρεβλωτική χρήση του Μποναβεντούρα. Μας λέει ότι στην Αθήνα, όταν κανείς τα δύσκολα προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο πρώτος πρόχειρος νομιμοποιητικός μύθος είναι η Ισπανική Επανάσταση. Μας λέει επίσης ότι στο όνομα του ουρού της Ισπανίας του 1936, ή και τον Ζαπατίστας ακόμη, μεγάλο κεφάλαιο που ξε, ξεκινάει, ε, ξεπερνάει, συγγνώμη, ανακτισμό και μαρξισμό, χωρίς και χ δεν μπορούν να διαπράχθουν συλλογικά, οργανωμένα, ανοιχτά εγκλήματα που να στηρίζονται στην πυθό και την επιβολή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ενώ στην εποχή της μαζικής επικοινωνίας, στο όνομα του μαρξισμού, ακριβώς εξαιτίας ενός λόγου που πιστεύει στην οικουμενικότητα της πολιτικής γλώσσας και στην ιστορική αποστολή της πολιτικής, διαπράκτηκαν ουκ ολίγα. Είναι δύσκολο να είναι κανείς μαρξιστής, αλλά είναι εφικτό και έχει να κάνει τόσο με τη μετοχή και τη συστράτευση, όσο και με την αναλυτική σκέψη που μα κληροδοτεί η πλούσια παράδοση του μαρξισμού. Αλλά το να είναι κανεί αναρχικό, το κρίνουν οι γύρω του, το κρίνουν εκείνοι που αντιλαμβάνονται τη δράση και το ήθο του, το κρίνει η ιστορία. Το να το πει κανεί για τον εαυτό του είμαι αναρχικό, χωρί να έχει ερωτηθεί από τον δικαστή ή από τον πάτσο, είναι σαν να λέει είμαι δίκαιο, είμαι ελεύθερο, είμαι παναστάτη. Όχι. Είμαστε με την ελευθερία, με το δίκαιο. Αποστρεφόμαστε την εξουσιαστικότητα και τη γυριαρχία. Εμπνεώμαστε από την επανάσταση, Μαζί με πολλούς μαρξιστές. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ την ομάδα του Πλατήποδα για την πρόσθεση. <χω> να πω καταρχήν και εγώ θα διαβάσω γιατί <χω> τα ερωτήματα είναι αρκετά εύστοχα. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα ότι το παιδί του προβληματισμού που ανοίγουν δεν είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Όχι και τα έξι, το καθένα από αυτά. Ε, Αναγκαστικά εγώ θα επιχειρήσω να μιλήσω για κάποιες πλευρές κάποιων ερωτημάτων, κάποια άλλα θα τα προσπεράσω ή τα βάλω, το πούμε, θα υπογραμμίσω πολύ συνοπτικά την άποψή μου. Αυτό εμπεριέχει κινδύνους για παρεξηγήσεις διαφόρων ειδών, αλλά έτσι είναι η θα υπογραμμισω πολυ συνοπτικα την αποψη μου αυτο περιεχει κινδυνους για παρεξηγήσει διαφορων ειδων αλλα ετσι ειναι η ζωη την να κάνουμε και ελπίζω ο διάλογος να ανοίξει και στα τα ζητήματα. Ε, τα τελευταία 150 χρόνια, κατά τη γνώμη μα, όντως, εκείνη η κοσμοθεωρητική αντίληψη και πρακτική που σύνδεσε το όνομά της με την πάλη για την απελευθέρωση τη εργατικής τάξης και των λαών από τα καπιταλιστικά και υπεριαλιστικά δασμά, είναι η επαναστατική κομμουνιστική θεωρία. Και όχι ονάχης. Δηλαδή, ποια είναι η επαναστατική κομμουνιστική θεωρία ο που θεμελίωσε στην βάση τη ανάλυση για την αξία το ανηρήνευτο τη αντίθεση κεφαλαίου και εργασία, την εκμετάλλευση τη εργατική τάξη, που έδωσε και συνέδεσε για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα του προαιώνιους πόθου των λαών για δικαιοσύνη, για ισότητα, για κατάργηση τη εκμετάλλευσης και την καταποίηση. Αυτού του προαιώνιου πόθους που ξεκινάμε από το Σπάρταμα, ακόμα, με μια τάξη, την εργατική τάξη, και δεν τη συνέδεσε. Σε, με μια αφηρημένη έννοια, αλλά τη σύνδεση στη βάση της θέσης που κατέχει μέσα στην παραγωγή. Σαν παραγωγός, δηλαδή, του κοινωνικού πλούτου. Αυτή η σύνδεση του σοσιαλισμού, λοιπόν, με το εργατικό κίνημα, με μια τάξη, είναι όρος εκ των κάνει για να υπάρξει νικηφόρα έκβαση αυτής της πάλης ανάμεσα του καπιταλισμού και των υπεραλισμών. Υπάρχει και η τομή. Θα πούμε και πιο πρακτικά και μετά για την τομή. Η τομή στο μαξισμό είναι ο Λενινισμός. Δηλαδή, τις εποχής όπου μια χούφτα χώρες εκμεταλλεύονται όλο τον πλανήτη, ερημοποιούν χώρες και περιοχές, καταδικάζουν και σήμερα εκατοντάδες και χιλιάδες εργάδες των Μπαγκλαντές σε συνθήκες πορταρχικής ισόρυφης του κεφαλαίου όπως το 17ο και το 16ο αιώνα, όπως ζούσε δηλαδή η Ευρώπη πριν 3 και 4 αιώνες. Το λενινισμό που είναι ουσιαστικά ο μαξισμός της εποχής του υπεραρισμού και των επαναστάσεων. Ναι, των επαναστάσεων σήμερα που κανένας δεν συζητάει για αυτές. Ο λενινισμός που απέδειξε στην πράξη και όχι στη σφαίρα της φαντασίας ότι η ανθρωπότητα μπορεί να κυβερνηθεί, οι κοινωνίε των ανθρώπων μπορούν να κυβερνηθούν από αυτούς που παράγουν το πλούτο και όχι από αυτούς που το Χωρί να θέλω, λοιπόν, να την εργέ μου να υποβαθμίσω την Παρισσυνή Κομούνα και το Σικάγο, εγώ νομίζω, για να μιλήσουμε για τις τομές στον μαξισμό και τον ανερχισμό κτλ. Πρέπει οι τομές αυτές να αφορούν τον πλανήτη, τον εργαζόμενο, Αλλιώ δεν είναι τομές. Για μένα, λοιπόν, η, προ... η... Η... η πιο σπουδαία ιστορική και πολιτική τομή των σύγχρονων καιρών ήταν Οκτώβρη του 1917. Οκτώβδης ήταν η συμπίγνωση μια πορείας που το υποκεμηνικό, η, και η θεωρία, Συνάντησε τον αντικειμενικό, την ανάγκη των εργαζόμενων μαζών από την αποτινάξουν την εκμετάλλευση. Και έσπρωξε αυτή η συνάντηση την ιστορική εξέλιξη προ τα Σε εκείνα τα χρόνια η Δεύτερη Διεθνή προχωρούσε στην ολοκλήρωση τη πορεία τη μια δεξιά πορείας. Συνεργούσε στον υπερελιστικό πόλεμο, μετατρέποντα το μεγαλύτερο μέρο στο σε αστικό και υπερελιστικό δεκανίκι. Η πολυσυδίκη και η παραστατική αντίληψη, παρά τα όσα είναι οι αγωνιστέ που μπαίνουν στο κίνημα τώρα ήταν ικτρά μειοψηφική στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία Σοσιαλδημοκρατία τότε λέγονταν αυτοί που αναφέρουν τον Σοσιαλισμό Ανεβα, ανε, η, η πολσεβίκτη η ηγεσία κατηγορούνταν από αναρχισμό έως γραφειοκρατία και δικτατορίσκη έτσι ήταν τα προσωνύμια για από το 1903 στο 1917 από όλη την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία απέναντι στους πολσεβίκους και όμως αυτή η ηγεσία κόντρα σε θεούς και δαί Δημιούργησε ακατάλληλους δεσμούς με τις εργαζόμενες μάζες της Ρωσίας και μπόρεσε να καθοδηγήσει την πρώτη επανάσταση των εργατών και αγροτών που στην πρώτη επέτειο λένε είχε πει το εξής Αν προσπεράσαμε την κομμούνα που ήταν κράτη για δύο μήνες είμαστε καλοί μαθητές της Είχε αυτό το όριο το κρίσιμο στο μυαλό του Περάσαμε τους δυόμισι μήνες που η κομμούνα κράτησε την εξουσία στα χέρια της Ο Λενισμό και η Θεοπορσβήκη και η Θεωρία και η Πρακτική πήγε κόντρα σε αυτό που έλεγε ο Λένιν στι σοφέ γριούλε τη Δεύτερη Διεθνού που ξέραν το κεφάλαιο του Μάξα απ' έξω, αλλά που είχαν καταργήσει το επαναστατικό πνεύμα του Μαξισμού και το είχα κάνει <ΣΣΣ> Είχε αντιτάκτηκε στον υπεραλιστικό πόλεμο, ανάλυσε το υπεραλιστικό στάδιο του καπιταλισμού. Με βάση αυτή την ανάλυση και τη θεωρία του αδύνατου κρίκου, μπόρεσε και έσπασε τον πάγο. Άνοιξε για πρώτη φορά τον δρόμο στην ανθρωπότητα για να πάρουν. Οι εργαζόμενοι άνθρωποι τη κοινωνία στα χέρια του. Και αυτέ ανέτρεψε αλήθειε αιώνιε, τάχα χιλιάδων χρόνων. Ότι τι κοινωνίε των ανθρώπων μπορούν να τι κυβερνούν οι κυφίνε. Είτε αυτοί λέγονται δουλοκτήτε, είτε λέγονται θεουδάρχε, είτε λέγονται καπιταλιστέ. Για κάπω δεκαετίες δεκαετίε το Πρωθυπουργικό Κόμμα προσπάθησε να φέρει τον ουρανό στη γη. Τον ουρανό στη γη. Ψωμί, ειρήνη, γη είπα αρχικά. Μετά και αντιμετώπισε την ξένη υπεραδιστική επέβαση. Αντιμετώπισε την λευκή τρομοκρατία. Μετά την προσωρινή υποχώρηση της ΝΕΠ, προσπάθησε και προ... έσπροξε τα πράγματα προς την κολεκτιβοποίηση και αντιμετώπισε παράλληλα πάρα πολλά μέτωμα. Ο Στάλιν, ο τέταρτος επάρατος, γιατί υπάρχει η δαιμονοποίηση, ο τέταρτος επάρατος είχε πει το εξή το 1929. ήσε 10 χρόνια. Θα πρέπει να τρέξουμε σε πάρα πολλά μέτωπα και να φτιάξουμε το, εργα... το αγροτικό μας κράτος ισχυρό και να τρέξουμε σε 10 χρόνια όσο η καπιταλιστική δύση έτρεξε σε 100 ή θα μας συντρίψουν. Είχε λάθο. Είχε Ο πόλεμος του 40-45, ο τέστος παγκόσμιος πόλεμος, για ποιο δεν ετοιμάζονταν. Ο πόλεμος του 45, πόλεμος, πόλεμος του 45 τι, ήταν προετοιμάζονταν αυτός που έγινε. Ε, ήταν κύρια και πρώτα για να συντριβεί αυτό που ονομάζονταν η κόκκινη κοιλίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Και ο Σοβιτικός λαός όχι απλά ετοιμάστηκε για αυτό, αλλά έδωσε 20 εκατομμύρια φόρο αίματος ανθρώπους στην να ανάδεση στο φασισμό και ήταν η καθοριστική συμβολή του και της πολσεβίκης ηγεσίας για τη συντριβή του φασισμού και του ναζισμού μιας και μιλάμε σήμερα και για ποια τέτοια, κάποια τέτοια φαινόμενα αυτά κατά τη γνώμη μου είναι τα μεγαλύτερα εγκλήματα των πολσεβίκων αυτά δηλαδή πια ότι στην πράξη και όχι στα σύννεφα έθεσαν για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα έμπραχτα την δυνατότητα οι εργάτες και οι αγρότες να πάρουν την υπόθεση της κοινωνίας των ανθρώπων στα χέρια τους. Γι' αυτό, να το πω και το εξή. όσο σήμερα και σήμερα αναδεικνύονται τα απ' χαρακτηριστικά του συστήματος τόσο θα εκδοξεύονται τόν οι λάσπες αντί την προσπάθεια. Γιατί το ζητούμενο για το σύστημα είναι ένα: Να μην συναντηθούν οι αγωνίε και οι αγώνε των λαών με τη μόνη προοπτική που μπορεί να έχουμε, την κομμουνιστική προοπτική. Υπάρχει μια δεύτερη σημαντική τομή για το κράτο δικαίωμα μα. Είναι τέσσερι δεκαετίε μετά. Είναι αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί αντιοκτώβριο. Στην σοβιετική κοινωνία, παρτώντα πάνω στι αδυναμίες και τι ανεπάρκειε τη σοβιετική οικοδόμηση από του κόλπου αυτού του κοινωνικού στρώματο που Στάλιν ονόμασε εργαζόμενη διανόηση. Αναπτύσσονται στοιχεία που υπερτονίζουν τη συμβολή του σε αυτή την πορεία. Αρχίζουν να θεωρούν επομένω φυσιολογικοί τι αυξημένε αρμοδιότητε που έχουν στην παραγωγή, στη διοίκηση, στην οικονομία και την κοινωνία. Και να θέλουν να τι αυξήσουν. Ταυτόχρονα και με το θεωρητικό λάθο του Στάλινγκ, σταματάει τάξη και πάλι το σοσιαλισμό το 1936, υπάρχει η μεταφορά τη αρμοδιότητα από την εργατική τάξη στους μηχανισμού. Έπειτα υπάρχει και μέσα στο... λόγο και του πολέμου. Ολοένα και μεγαλύτερη απορρόφηση του κόμματο από το κράτο, στο οποίο σπρώχνουν οι ανάγκη του αντιφασιστικού πολέμου, αλλά και των αναγκών μετά τον πόλεμο για γρήγορη ανοικοδόμηση. Να, η, να μην ξεχνάμε ότι μετά το 45 κραδαίνεται απέναντι όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση, αλλά σε όλε τι χώρε που προσπαθούν να, να περάσουν προ τη λαϊκή δημοκρατία. Προ το ΚΚΚΚ και το λαϊκό στρατό που πολεμάει εφήλιο ενάντια του Κομητάκ. η ατομική βόμου που είχε πέσει ήδη στη και τον Αγκασάκη. Υπάρχουν πολλά μέτωπα να τρέξουν ταυτόχρονα, μέσα σε πέντε χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι κατά την συνηθισμένη αντίληψη. Πολλοί λένε το κόμμα που ρόξε την πρατουσώ και έκανε το ανάποδο. Και το κόμμα έχει τις, τις αδράνειές του. Όλα αυτά αναδεικνύουν αυτά τα στοιχεία που με το, όταν φέρει το τελευταίο εμπόδιο, το τελευταίο εμπόδιο τον Στάλι με το απεριόριστη κύρος που είχε, και έχοντας ήδη κατακτήσει. Αρκετέ κρίσιμε θέσει στην κοινωνία, στην παραγωγή, στη διοίκηση, στο ίδιο το κράτο και στο ίδιο το κόμμα ανατρέπουν τον επαναστατικό δρόμο. Τότε, οι λαοί που πάλευαν για σοσιαλισμό και απελευθέρωση θεωρούσαν ότι ω μπρόχλου τα πράγματα σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Αυτά έλεγε τότε η ηγεσία που ανέτρεψε την επαναστατική. Ανατρέπεται η επαναστατική κατεύθυνση. Κηρύσσεται ο ειρηνικό και κοινοβουλευτικό δρόμο έναντι του επαναστατικού δρόμου που κυρίσετε σαν και στα ελληνικό Υπάρχει Υπάρι του κομμουνιστικού κόμματο τη Αλβανία και του κομμουνιστικού κόμματο Κόμ, Κομ, Κόμ, Κίνα δεν μπορεί να πιστεύει στην πορεία. Η πολιτιστική επανάσταση Κίνα θέτει ακριβώ αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή πια. Πώς μπορεί να. Να αποτραπεί μέσα σε συνθήκε του σοσιαλισμού η δημιουργία νεοαστικών στοιχείων, δηλαδή κοινωνικών δυνάμων που διαμορφώνονται σε μια κατεύθυνση αντισοσιαλιστική, καπιταλιστική. Γίνεται προσπάθεια να κατακτηθεί δηλαδή όχι απλά θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Πώ εργαζόμενες μάζες μάζε πρέπει να κατακτήσουν θεωρητικά και πρακτικά ότι η ταξική πάλη συνεχίζει τον σοσιαλισμό. Ότι οι μεταβατικές κοινωνίε μπορούν να οδηγηθούν είτε προ τον κομμουνισμό είτε προ τον καπιταλισμό. Σήμερα εμείς φρονούμε, από αυτά τα συμπεράσματα που προσπαθούμε να βγάλουμε, ότι το πέρασμα του καπιταλισμού-σουσιαλισμού, το επαναστατικό πέρασμα, δεν υπάρχει άλλο, αποτελεί μια, όχι μια πολιτική περίοδο, <coughs> αλλά μια ιστορική περίοδο, την οποία οφείλει να την πάρει στην πλάτη μια τάξη. Όπως έλεγε ο, Λένιν, έλεγε ο Λένιν, μια τάξη να τρέπει τα γνιάλια. Έτσι εμείς φρονούμε ότι μόνο μια τάξη μπορεί να πάρει... Απάνω τη δημιουργία, την οικοδόμηση μια καινούργια κοινωνία. Όπω η αστική τάξη από το 1400-1500 περίπου, όταν τα πρώτα αστικά στοιχεία φυτρώνουν, μέχρι μετά οδήγησε στην ανατροπή των θεοδορχικών σχέσεων και τι έφτιαξε, α το πούμε έτσι, για να κυριαρχήσουν οι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή. Θεωρούμε κρίσιμο η εργατική τάξη να παίρνει όλο ένα και περισσότερο μερίδιο τη αρμοδιότητα στην παραγωγή, στην κοινωνία, στην διοίκηση. Αυτό η αρμοδιότητα δεν είναι ζήτημα διατάγματο. Είναι ζήτημα διαμόρφωση όρων, υλικών, πολιτιστικών και προπαντό ταξική πάλη. Φρονούμε ότι το κόμμα αλλάζει, μετασχηματίζεται μετά το πάσημα τη εξουσίας. Πρέπει να το έχει αυτοσυνείδηση. Πρέπει να γνωρίζει ότι το κράτο, ακόμα και το σοσιαλιστικό κράτο, παραμένει κράτο. Έχει αδράνειε. Οι κομμουνιστές είναι με την κατάργηση, του κρατώ... με την... Με την κατάργηση κάθε ταξική διαίρεσης, άρα και του κράτου που προσδιορίζει αυτή την ταξική διαίρεση μόνο που δεν θα καταργήσουν το κράτη με διατάγματα αλλά, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να δημορφθούν εκείνοι οι όροι να εκλείψουν εκείνες ταξικές αντιθέσεις άρα και το όργανο που της αναπαράγει ας το πούμε το κράτος αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου είναι μια γραφική συζήτηση εμείς φίλες και φίλοι θεωρούμε όχι σήμερα έχουν καεί τα φύλλα των στατιστικών Έχουν συμπομπατηθεί σε πλατιέ μάζε νεολαία και εργαζομένων οι κομμουνιστικές ιδέε. Για να μπορέσει να ευεδοθεί αυτό που είχα πει πριν, ότι αυτή η κοινωνία δεν ανατρέπεται. Για να ευεδοθεί ο καπιταλιστικό μονόδρομο, να... δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά έχει δίκιο ότι πρέπει να κάνουμε και μια αντιπαράθεση. Είναι μέσα στα πλαίσια. Θα ήθελα να πω το, το εξή: Αν εξαιρέσει κανεί τρει δεκαετίε, 1860-1890. Που ορισμένα τμήματα του Αναρχικού Κίνηματο. Δώσε μα στο κίνημα και το Ισπανικό Εμφύλιο, στο οποίο υπήρξε στη βολή του Αναρχικού κίνηματος Ο Αναρχισμό δεν συμμετείχε στη διαμόρφωση αυτής της πολιτάρκη και πυκνή πορεία των, των τελευταίων 150 χρόνων. Άρα, ως απούσα, η Αναρχική Θεωρία μπορεί να αισθάνεται μόνιμα δικαιωμένη. Μια που η ιδεαλιστική τη, μικροαστική τη και ατομικιστική ιδέα περί ελευθερίας δεν μολύνθηκε από την πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα αισθάνεται μονίμω προδομένη. Μια και αυτή η άποψη που δεν έχει δικαιωθεί ποτέ στην πραγματικότητα δεν δικαιώνεται και δεν πραγματώνεται ποτέ. Όντω, το κομμουνιστικό κίνημα έχει τι ήττε του και τι νίκες του. Γιατί μπήκε στην πραγματικότητα και προσπάθησε να φέρει τον ουρανό στη γη. Δεν έχει το ίδιο η αρχή θεωρία. Α πάμε το εξή. Δεν πρόκει, πρόκειται για μια θεωρία που δεν αναγνωρίζει τον πραγματικό κόσμο. Δεν γνωρίζει τον καπιταλισμό, ούτε ελόγησε τον υπεραλισμό. Απέντριξε στη θεωρία του Μάξ για την αξία, που θεμελίωνε την αντίθεση κεφαλαίου εργασία, τι αντέταξε ο, ο αναρχισμός. Αναρχικά, αρχικά ο Προυντών αντέταξε έναν όπως τον όνομασε ο Μάξ αστικό σοσιαλισμό. Ήθελε μια αστική τάξη χωρίς προεταριάτη. Προέβλεπε τη βαθμιαία αντικατάσταση του καπιταλιστικού συστήματο με τη δημιουργία ενό πλατιού συστήματο παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών τη εταιρεία αλληλοβοήθεια. Και έχει παρατηρήσει ο Έγκελ δεικτικά, Αυτοί οι άνθρωποι, ούτε λίγο ούτε πολύ, σκέφτονται να αγοράσουν όλη τη Γαλλία και στη συνέχεια όλο τον κόσμο με τι οικονομίε του προλετάριου. Μετά έρθει ο Μπακούνη. Ήθελε με την πραγ... φανερά ρεφορμιστική μεταρρυθμιστική θεωρία του Πρυτών, από τη μια. Αλλά είχε κρατήσει όλη την ιδεολογική αντίληψη τη αναρχική θεωρίας για το κράτο. Όπω ο αστισμό θεωρεί το κράτο ενσάρκωση του καλού, έτσι ο αναρχισμό θεωρεί το κράτο ενσάρκωση του κακού. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι προϊόν τη ταξική διαίρεση τη κοινωνία. Γι' αυτό και έτειλε να το εκμεδινήσει με ταινία, με διατάγματα. Έδωσε βάρο στο κληρονομικό δικαίωμα, αλλά το αντιλαμβάνονταν σαν αιτία του καπιταλισμού και ω ένα αποτέλεσμά του. Ήτανε, ζούσε για χρόνια στην Ιταλία, οπότε κάτω από το ασφιχτικό πλαίσιο του καθολικισμού είδε τον αθεϊσμό σαν μια από τι κύριε πλευρέ που πρέπει να συμφωνεί των ανθρώπων για να προχωρήσει η ιστορική πραγματικότητα. Στην πορεία η ενοχή θεωρεί ότι έχει διάφορε παραλλαγέ. Αλλά βασικά στοιχεία έχει αυτά: Τον ιδεαλισμό, τη μη διαλεκτική, το μη, τη μη ληστική ανάγνωση τη ιστορική πραγματικότητα. Για τον εμφύλιο του Ισπανικού, θέλω να πω το εξή. Η έβδομη τέχνη βοήθησε στο να διαστηλωθούν ιστορία, αλλά τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Θα θέσω ερωτήματα. Σε ποιον γίνεται η κύρια κριτική για τον Ισπανικό εμφύλιο, Στο κομμουνιστικό κόμμα τη Ισπανίας, των 30.000 μελών. Ποιο κάνει την κριτική, η αναρχική, το τροσιστικό που και μια σειρά και σοσιαλιστέ τότε. Η Σενετέ Φάιλ είχε περίπου. 300.000 οργανωμένων, πυρήνε οργανωμένων αρχηγών κρατών και 2 εκατομμύρια επιρροή. Πώ γίνεται τώρα, μια τέτοια δύναμη να κάνει κριτική, άρ να θεωρεί να, να, να αναγνωρίζει και ίδια ο, αρχι, ο αρχισμό τον καθοριστικό ρόλο ενό μικρού κόμματο των 30.000 οργανωμένων μελών του ΚΚΚ Ισπανία είναι ένα ερώτημα. Και απαντήωτο εξή. Παρά την μικρή του δύναμη του ΚΚΚ Ισπανία, ήταν το μόνο που είχε πολιτική γραμμή γειωμένη στην πραγματικότητα. Έβαζε το κύριο. Να πω το εξή: Ποιο είναι ο Ισπανικό Εφίλιο, είναι ποιο είχε το κύριο, ποιο ήταν η κύριο πλευρά τη αντίθεση, Ήταν η πάλιντα στον αντιφασισμό ή η κολεκτιβοποίηση. Γιατί έχει κατηγορηθεί και αυτό για το Κάπου Καπού Ασπανία. Δεν προωθούσε την κολεκτιβοποίηση. Το Κάπου Καπού Ασπανία είχε την εξή ανάλυση. Έκανε διάφορα λάθη, αλλά είχε το εξή πράγμα. Εάν δεν υπάρχει νικη φορά έκβαση στον αντιφασιστικό πόλεμο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα. Δικαίωσε αυτή τη θέση του η ιστορική πραγματικότητα. Η επιβολή του φρακικού φασισμού πάνω, στους, πάνω στα πτώματα των χιλιάδων αντιφασιστών εργατών που πάλεψα στον ισπανικό εμφύλιο Επιβεβαίω, επιβεβαίωσε την πραγματικότητα αυτή. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πεληκτικοποίηση ή για προχώρημα οποιασδήποτε κοινωνικού μετασχηματισμού αν δεν συντριβεί ο φασισμό. εκεί. Υπήρξαν κι άλλα. Κι άλλα στον ισπανικό εμφ και προδοσίε και χτυπήματα κάτω από τη μέση και κατάρρευση του μετόπου. Ο Ντουρούντι, ο πιο σημαντικό τη Ισπανικό ο ο Αναρχικό Υγέτη, προσπάθησε να λύσει την αιώνια αντίφαση του Αναρχισμού. Η αναγκαιότητα και η ζωή να αναβιάζονται τα πράγματα στην αναγκαιότητα τη οργάνωση τη πάλης των λαών και ο Αναρχισμό να την αρνείται. Και μίλησε το καλοκαίρι του 1938, αν θυμάμαι καλά, για την πειθαρχία τη αυθυθαρχία. Προσπάθησε δηλαδή να αντιμετωπίσει την αιώνια αντίφαση του Αναρχισμού. Αυτό, ναι. αυτό δεν έπαξε όλη καθόλου, να το πω γι' αυτό, κλείνω. Το φόρο του μίσου χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε αναρχικού εργάτε που έπεσαν στο πεδίο των μαχών του Ισπανικού εμφύλλου που θα πρέπει να μνημονεύονται μαζί με του κομμουνιστές, αντιφαστέ και λαϊκούς ανθρώπου που δώσαν πλέον ενάντια στο τραγικό βασιλισμό. Να πάμε στο σήμερα. Αυτά που είπα πριν για τον Αντιοκτώβριο σημαίνει ότι ο εξή, να το πω μια συμπυκνωμένη κρίση. Σήμερα απολαμβάνουμε, στραγωγικά το απολαμβάνουμε, τα αποτελέσματα της αποσάρθρωσης του μετόπου των Λόων, που είχε κορμό του το κομμουνιστικό κίνημα. Περνά, περ, περ, Περνάνε πάνω από 60 χρόνια ή μεστεικά από εκεί. Είναι πολλά. Αυτή είμαστε πορεία αποσάρθρωσης είχε σαν αποτέλεσμα να κυριαρχήσει μια αριστερά που θα την έλεγα κατοικίδιο του συστήματος. Ή για να, επαναλάβω γιατί δεν είμαι ένα σπουδαίος, α πούμε τα λόγια του Μάχης, που τα χρησιμοποίησε, τα είχε πάρει από ένα στίχο του Γκέτε, έλεγε για την Γερμανική σοσιαλδημοκρατία και την ρεφορμιστική της πορεία τότε, δανειζόμενος και ο κάποια αν, θυ, αν θυμάμαι καλά, έναν μύθο ελληνικό για τον ε, Ιάσονα ε, ε, και τον Χρισσάμο Λοδέρας. Έσπηρα δόντια δράκοντα και φύτρωσαν ψήλοι. Με αυτούς του ψήλου παλεύουμε αριστε, 60 χρόνια τώρα. Δηλαδή με την κυριάρχηση μια γραμμή, μια κατεύθυνση που διέλυσε το κομμουνιστικό κίνημα, το αποκομμουνιστικοποίησε, το εκφύλισε, το έκανε από καθοδηγητικό πυρήνα τη πάλη των λαών βαστάζω του συστήματο. Αφαίρεσε το κάπα αυτό που Και επειδή πρέπει να μα δείξετε υπάρχουν και αρκετά ζητήματα, θα πω το εξή. Στο έλαβο αυτή τη ήττα υπάρχει το εξή περίεργο. Υπάρχουν δυνάμει που αναφέρονται και στον μαξισμό και στον αρχισμό, αλλά του ενώνει ένα πράγμα. Η αποδοχή του καπιταλιστικού μονόδρομου. Υπάρχει μια πλευρά τη κυρία Αριστερά σήμερα, α πούμε, το Ουγγουέ, -E, που τι θέλει να κάνει, δεν, υπάρχουν, δεν έχει νόημα σε κανένα αγώνα δεν είστε στη εξουσία. Δεν έχει αγώνα τη λαϊκή εξουσία. Κατ' γνώμη είναι ένα πρόσχημα. Είναι μια, μια προσχηματική τρίπλα γιατί δεν θέλει να βάλει πλάτη στο σήμερα. Γιατί το πλάτη στο σήμερα σημαίνει σύγκρουση με την αστική και την εξουσία. Υπάρχει άλλη πλευρά που βαυκαλίζεται ότι μπορεί σε συνθήκε άγριας επίθεσης και ενώ η χώρα μας είναι έρμηο και παιχνίο ανάμεσα στις συμπεριλιστικές δυνάμεις να εφαρμόσει πολιτικές αλλαγέ. Θα αποδειχθούν χήμερες. Υπάρχουν τα μεταβατικά προγράμματα που εγώ θα τα έλεγα, τα λέω τώρα δεν μπορώ, πιέζομαι στο να τελειώσω, θα τα έλεγα, είναι η δειλή απάρνηση του επαναστατικού δρόμου, τα μεταβατικά προγράμματα. Και αν πάμε στον αρχαίο χώρο, αν εξαιρέσουμε αυτού που οδηγούνται και ξοδεύονται κατά τη γνώμη, υπάρχει ένα δυναμικό που εξοδεύεται στον ατομικό τερρορισμό και τον μηχανισμό, το βασικό τμήμα του ΑΑ χώρου έχει ξεπεράσει γρήγορα-γρήγορα το μπακούνι και έχει ανακαλύψει, όχι ανακαλύψει αγωγικά, τον προυτών. Δηλαδή, τοπικές αυτοθεσμίσεις, ελευθεριακές συνεισίδες μέσα στον καπιταλιστικό ωκεανό. Είναι αυτό αποτέλεσμα της είδας κα είναι αποτέλεσμα τη παραδοχή ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί ο πανεστατικό δρόμο. Για τι πλατείε θα ήθελα να μιλήσω, να υπογραμμίσω το εξή. Άμεση δημοκρατία δεν είναι το 1,5 λεπτό. Άμεση δημοκρατία είναι να μην, δεν είναι να κρύβονται, να απαγορεύονται παρατάξει κόμματα από τη συμμετοχή του εκεί. Εμεί βρισκόμασταν εκεί. Εμεί βρισκόμασταν εκεί. Με αυτό που είμαστε. Δεν υποχρενόμασταν κάτι που δεν ήμασταν. Έτσι. Εγώ θα ήθελα πιο ταξικού προσδιορισμού. Δεν μ' αρέσει το άμεση. Τα Σοβιέτ είχαν και άμεση δημοκρατία και αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αλλά αν θέλουμε να συζητήσουμε σε αυτέ τι πλατείε, τι ήταν οι πλατείε, ήταν η φωνή ανθρώπων μικροαστικών στρωμάτων που καταβυθίζονταν στα κοινωνικά υπόγεια και προσπαθούσαν με χιλιάδε προβληματισμούς προβληματισμού και προκαταλήψεις να βγουν στο προσκήνιο. Σε εμά δεν έχουμε φυσιολογικό αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Δεν έχουν πρόβλημα κανένα με αυτό. Θα είχαν πρόβλημα με το να μην, μην έβγαιναν. Άλλα είναι τα προβλήματα που εντοπίζουμε στι πλατείε. Σα είπα που κάποιοι κρύβονταν πίσω από το δακτυλό του. Άλλοι για να χτίσουν εκλογικό ακροατήριο. Άλλοι γιατί νόμιζαν ότι θα πάρουν τη διαβάση από την οργανωμένη πάλι. Και αυτό που λέω είναι πολιτική κριτική. Άνοιξαν κερκόβορτε για κρυπτοφασίζουσες αντιλήψει να εκδηλωθούν στι πλατείε. Τώρα μπορεί να το έχω Είναι λίγο αργά. Για μα. Να, να, να τελειώσω. Να τελειώσω να, εντάξει, δεν, να... Σήμερα είμαστε στην εξή ιστορική περίοδο, κατά τη γνώμη Υπάρχει πολλή δρόμο να, δια, να διανυθεί. Είμαστε σε μια περίοδο όπου στην συνδικαλιστική ηγεσία, θα έλεγα μια λαϊκή έφραση όπω η λαϊκότητα, α πούμε, έχουν κατεβάσει τα βραχιά. Θα το έλεγα και πιο εντελεκτουέλ. Έχουν πλήρω υποταγή. Η αριστερά είναι αυτή που είναι πολλές από τις ιδέες της είναι σκουριά σκουριά που έχει μαζευτεί 60 χρόνια και διαλύει το σώμα, διαλύει το εργατικό κίνημα υπάρχει τέσσερα χρόνια, ανελαίει τις επίθεσες στα εργατικά και τα δικαιώματα, ανελαίει τις επίθεσες καταβήτησης κοινωνικών στρωμάτων ο, με, με, με, με, τεράστια ταχύτητα, με τεράστια ταχύτητα και η αριστερά αλλά και άλλοι καμώνονται αυτό που δεν μπορούν να φτάσουν ότι δεν τους φτάνει. Το ζήτημα της αντίστασης. Και να τελειώσω εδώ. Εάν δεν περάσουν για πόσο χρόνο, δεν γνωρίζουν. Από τα διόδια της αντίστασης, αν δηλαδή όσοι δυνάμες, ανεξάρτητα ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης, δεν βάλουν πλάτη για να οργάνωσει ο μα την αντίσταση, το και δηλαδή του κόσμου, στη βαρβαρότητα που επελάβνει, δεν θα έχει κανένα νόημα η συζήτηση περί όλων αυτών. Θα γίνεται, δηλαδή και από τη δικιά μου τελευταίο κοινό, μια προσχηματική συζήτηση για να αποφύγουμε τα δύσκολα. Εμείς ίσα ίσα θέλουμε ο δρόμος αντίσταση να ανοίξει, ταυτόχρονα αν, αν διανηθεί θα θέσει και άλλα ζητήματα. Τότε θα μπορεί να τεθεί από τους εργαζόμενου για την στην πράξη και στην ημερήσια διάταξη η ανατροπή αυτή τη κοινωνικής πραγματικότητας. Βέβαια αυτή η πορεία δεν έχει καβάτσες, δεν έχει διασφαλίσει ότι θα έχουμε ήττα, δεν θα έχουμε ήττες, είναι μακροχρόνιος, δύσκολος και μοναδικός. Όπως έλεγαν όμως οι Ρώσοι επαναστάτες από τον Πλεχάνεφο, όταν ήταν ακόμα, όποιος φοβάται το, δάσος, το σλίκους α μην πάει στο δάσος. Ευχαριστούμε. του τρει τους το πρόγραμμα είναι ότι πριν περάσουμε σε ερωτήσεις και τοποθετήσει από το κοινό, που αν μπορείτε να τις κάνετε δυνατά για να, όσο μπορείτε για να ακούγεται στην ηχογράφηση, και επίσης να είναι, αν μπορείτε, δύο-τριών λεπτών για να μιλάνε πολύ και μετά θα ξαναπάρετε το λόγο αν χρειαστεί. Ε, έχουμε πει ότι θα ζητήσουμε από του ομιλητέ ένα δίλεπτο πολύ μικρό σχόλιο για τι υπόλοιπε ομιλίε. Οπότε το αν θα... το Edges. Έχουμε χρόνο μέχρι τι 9.30. Εγώ το δίνω. εγώ το δίνω. Όσο μιλάνε, τόσο βάζουν τι Σε Σεβαστείτε λίγο την επιλογή μα. Δεν θα κάνω τριόλου. Αν δεν θέλω, τάσσε, α μην μιλήσει επειδή μιλούσε. Μήπω θε να κάνει ένα σχόλιο για τι υπόλοιπε ομιλίε, θα θέλαμε πριν περάσουμε στη συζήτηση. Αν θε να σχολιάσει κάτι, όχι. Θα σεβαστούμε του ανθρώπου που είναι εδώ. Ωραία. Τα χρωστάμε εμεί που βαίνουμε μετά. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Συγγνώμη, παίρνω πρώτο το κάνω για τελείωση. το, τα... το λόγο. Νομίζω ότι υπάρχει μια παραξήγηση. <συγνώμη> δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιος σε τι συγκέντρωση πήγε σήμερα, θα πω πήγα σε μια συγκέντρωση που είχε παραξηγήσει τον εαυτό της. Εδώ, εμένα με εξαιρετικά ο τίτλος της ε, κουβέντας Αναρχισμός και Μαρξισμός γιατί θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα του τι είναι Αναρχισμός πρώτα τι είναι Μαρξισμός δεύτερα και η σχέση μεταξύ τους Νομίζω λοιπόν, και είναι ζήτημα διαδικασίας πια, και θα πρέπει να το, συζητήσουμε, να το συνηθίσουμε αυτό, εγώ το λέω σε σας με πολύ αγάπη, γιατί βλέπω ότι πραγματικά έχετε μια ενδιαφέρουσα διάθεση να συζητάτε. Έχει γίνει κατάρα αυτή η ιστορία. Να ανεβαίνουν στο βήμα τρεις άνθρωποι, συμπαθής πιθανόν, συνήθως δεν είναι. Συγνώμη, γίνεται να <συγηματά> <λέτε> για, <διαδικασία> για το θέμα συζητάω, για το θέμα συζητάω, <συγηματά> βεβαίως <συγηματά> είναι <σκευτικό. συγηματά> το Γιατί δεν μπορεί να συζητήσει κανείς, να σα το πω έτσι, γι' αυτό το συζητάω. <συγηματά> δεν μπορεί να συζητήσει <συγηματά> κανείς <συγηματά> αυτό το ζήτημα. <συγηματά> <συγηματά> <συγηματά> λοιπόν, Καταρχήν υπάρχει ένα ζήτημα. Τι θα πει ριζοσπαστική ιδεολογία. Ο κύριος Νικής Ιανης είπε ότι ριζοσπαστικό ήταν. Η θεωρία του Μάρξης είναι ριζοσπαστική. Δεν νομίζω ότι είναι... Ε, υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει ένα ζήτημα. Τι θα πει ριζοσπαστισμός, τι θα πει επαναστατικότητα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κατά τη γνώμη μου, η μόνη γνήσια ριζοσπαστική πολιτική είναι του φασισμού. Ο φασισμός είναι ριζοσπαστική πολιτική. Ο μαρξισμό. Στο βαθμό που η πολιτική που στηρίζεται στο μαρχισμό είναι επαναστατική, είναι επαναστατική η θεωρία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα. Τι συζητάμε, συζητάμε. Ναι, πραγματικά χρειάζεται μια αναδρομή στο παρελθόν αλλά την κάνουμε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν μόνο και μόνο για να κρίνουμε αν ο Μάρξ τα είπε σωστά ή αν ο Μάρξ δεν τα είπε σωστά ή θα ξεκινήσουμε από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα και από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά τη ε, είπε το μόνο πράγμα που πραγματικά το θεωρησε ενδιαφέρον ότι εδώ έχουμε μπροστά μας ορισμένα προβλήματα. συζητωντα αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, θα πρέπει να ανατρέψουμε, από εκεί και πέρα στο τι έχει υποθεί πάνω σε αυτά. Τώρα το να ερχόμαστε και να συζητάμε, βάζοντας σαν αξιωματική αλήθεια όλα τα πράγματα που κάνουμε. Δηλαδή ο κύριος Νικής, γιατί είπε ότι εμείς ζητάμε περισσότερο κράτος. Τελείως, τι θα πει. Το το πει. Ναι, Δε ζητάμε περισσότερο κράτος, αλλά ζητάμε και μη κράτος από την άλλη μεριά. Άρα υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα, να συζητήσουμε το κράτος. Άρα, η συζήτηση, όχι άρα, η συζήτηση λοιπόν ανάμεσα στον Μαρξισμό και στον στο Αναρχισμό είναι ουσιαστικά σήμερα αυτή. Τι θέση έχουμε απέναντι στο κράτος. Και νομίζω ότι αν μιλάμε για το τι είναι Αναρχισμός με την έννοια που το εννοώ εγώ, ανεξάρτητα από το τι έχει υποθεί σήμερα και ποια είναι τα πορίσματα του θεωρήματος της Αναρχίας, εγώ θεωρώ ότι ο αναρχισμός μπορεί να σταθεί μόνο με την έννοια ότι θεωρούμε ότι η κοινωνία έχει μια αναρχική προοπτική. Πάει σε μια κοινωνία που δεν θα έχει αρχές, που δεν θα έχει κράτος, που δεν θα έχει σχέσεις εξουσίας. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα που μας συζητήσουμε. Ο μπαρξισμός δεν είναι αναρχισμός. Απ' αυτή την άποψη κατά τη γνώμη μου είναι. Αντίθετα, η αναρχική, η σημερινή, παραδείγματος χάρη. Πρώτα, είναι 25 διαφορετικές κατηγορίες αναρχικών. Ο καθένας έχει το δικό του αναρχισμό, ένα το κρατούμενο. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για την αναρχία σήμερα, με την έννοια συλλογικοτήτων που είναι αναρχικές. Μπορούμε να μιλάμε, πιθανότατα, για ιδέες που είναι σε αυτό το χώρο, και και να μπορέσουμε να τις, ανα... να τις κατατάξουμε. Μια τέτοια συζήτηση χρειάζεται. Δεν, δε, δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε ερωτήματα τα οποία δεν είναι ξεκαθαρισμένα τα ίδια για να πει μια ερώτηση πρέπει να την έχεις ξεκαθαρίσει ότι αυτή πραγματικά είναι ερώτηση και δεν είναι δική σου απορία δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί αυτό και γιατί αντιδράτε και σε αυτό το πράγμα που λέω ότι πραγματικά χρειάζεται ένα δεύτερο και τελειώνω, ένα δεύτερο πράγμα που παρατήρησα όταν συζητάμε αυτά τα θέματα, τα συζητάμε με μια βασική παραδοχή που εγώ θε, τη θεωρώ αναγκαία για να μπορώ να συζητήσω. Συζητάμε πάνω σε κάποιες διαδικασίες που τις θεωρούμε ότι θα συμβούν εξαντικειμένου, θεωρούμε ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία είναι πραγματική και η οποία προς τα κάπου πηγαίνει ή θεωρούμε ότι υπάρχουμε μέσα σε μια κοινωνία που είναι ό,τι να είναι, και θα εξαρτηθεί από τις αντιπαλότητες που υπάρχουν σήμερα. Γιατί εδώ η συζήτηση λίγο πολύ και ειδικά η τελευταία ε, ομιλία ήταν μια άκρος υποκειμενική αντίληψη. Δηλαδή δε, τίποτα δεν είναι καλό... Και εμεί οι κουκουέμι λάμβδα ας πούμε, τα ξέρουμε όλα και τα κάνουμε όλα σωστά και το προλεταριάτο, ποιο προλεταριάτο παραδείγματο χάρη. Μπορείτε να μου πείτε εσείς που ασχολήσετε με το προλεταριάτο, να μου κάνετε μια αποτίμηση του τι είναι το ελληνικό προλεταριάτο αυτή τη στιγμή, που το βρίσκει κανείς, παραδείγματο χάρη. Δεύτερο για τις πλατείες. Οι πλατείε κατά τη γνώμη μου ήταν ένα φαινόμενο που θα ήθελε μια συζήτηση αυτή καθεαυτή και μόνο αυτό. Στις πλατείες, κατά τη γνώμη σας, παραδείγματος χάρη, μια και μιλήσατε το αυτό το ύφος, δεν έπρεπε να υπάρχουν οι, οι φασίστες. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευεργέτοιμο, ότι ήταν ευκαιρία να μπουν στις πλατείες οι φασίστες και να συζητήσουμε μαζί. Υπό τον όρο να αφήσουν τα στυλιάρια απ' έξω, βέβαια, έτσι. Τι να πω, αυτά. πότε αν θέλει να κάνει μια ακόμα ερώτηση, να δώσω το λόγο Να Εγώ θέλω να κάνω μια, μια σύντομη τοποθέτηση. Ε, για να δούμε αν μπορούν μετά να σχολιάσουν οι μιλικές. Γιατί κα, καταρχήν η συζήτηση θα έπρεπε να λέγεται Αναρχισμοί και Μαρξισμοί, όχι «αναρχισμός και Μαρξισμό. Ε, από την άλλη είδα ότι έλειπε πάρα πολύ αυτοκριτική και υποτίθεται αυτός είναι, αυτό είναι ένα σημείο είναι ένα χώρο αναστοχάσμού πάνω στην πρακτική μα. Ε, τώρα, όσον αφορά τον Μαρξισμό. Από αυτά που υπόθηκαν και από την αποτίμηση τη ιστορία στον τελευταίο αιώνα, εγώ, εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Απλά ακόμα, 20 χρόνια μετά από την κατάρρευση του Βεβαιντικού μπλοκ, ακόμα δεν έχει ε, βρει τι αιτίε για τι οποίε ε, δεν κατάφερε ποτέ, όπου επικράτησε, να μην αντικαταστήσει μια κυριαρχία που έριξε με μια άλλη κυριαρχία, μια, ε, μια κυρίαρχη τάξη με μια άλλη κυρίαρχη τάξη. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή, ε, όσοι ασπάζονται τον Μαρξισμό, να μα εξηγήσουν γιατί έγινε. Για να μα σκούν πώ πιστεύουν ότι θα ξαναγίνει. Ε, όσον αφορά τον αναρχισμό, επειδή τοποθετώ τον εαυτό μου για μέσα στο ευρύ ρεύμα της ελευθεριακής σκέψης, θα ήθελα πολύ περισσότερη αυτοκριτική. Γιατί αυτή τη στιγμή το αναρχικό κίνημα μ, έχει πέσει στην ασημαντότητα. Γιατί είναι δίκαια η κριτική που κάνουν οι μαρξιστές, ότι δεν έχει, δεν, έχει σχέδιο, δεν, έχει σχέδιο δεν έχει σχέδιο μετάβασης σε μία άλλη κοινωνία ότι είναι πολύ ιδεαλιστικό. Και εγώ θα το τοποθετήσω σε δύο-τρία σημεία αυτό πράγμα. Και κυρίως το ότι υπάρχει, αν μιλήσουμε για το σήμερα και για πώς εκφράζεται αυτό μέσα στα κινήματα, υπάρχει ένας ελιτισμός μέσα στο αναρχικό κίνημα. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να πολεμήσουμε περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα έφτασε Λία να πει ότι ε, η πλατεία ήταν ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε από τα μίντια. Ενώ οι Αναρχικοί λένε ότι στον δρόμο γεννιούνται οι συνειδήσει, κατεβείτε όλοι στον δρόμο. Μόλι κατεβαίνουν όλοι στον δρόμο, του λένε Ω παιδιά, συγχωρείτε, πάτε πίσω στον δένα γιατί συγχωρείτε, δεν είστε όριμοι ακόμα, είστε φασίστε, είστε, είστε έτσι, αλλιώ. Όλοι πίσω μέσα να βγουν μόνοι συνειδητοποιημένοι. Υπάρχει ένα ελιτισμός μέσα στο αρχικοκίνημα ότι εμεί είμαστε αυτοί που κατέχουμε την αλήθεια και θα μπορούμε να συμφροντιστούμε μόνο με του δικού μα. Και αυτό πηγάζει και από άλλε. Ε, ε, Ουσιαστικά, λίγο έτσι οντολογικέ ε, παραδοχές μας ε, στο γιοναρχικό αναρχικό κίνημα, όπως για παράδειγμα ε, ότι δεν έχουν δεν έχουνε μια καλή ανάλυση του τι σημαίνει εξουσία. Η εξουσία μέσα στον ε, αναρχισμό είναι αμυγός αρνητική. Και αυτό που είδα εγώ σε όλους του ομιλητέ σήμερα είναι ότι δυσκολεύονται και, και αυτοί που ασπάζουν τον αναρχισμό, αλλά και αυτοί που ασπάζουν τον, τον, τον αναρχισμό, να Συλλάβουν διακυβέρνηση χωρίς κράτος, Ταυτίζουν αυτά τα δύο πράγματα. Θα είναι δηλαδή απαραίτητα για να αρχίσει από την πλευρά του ότι κάτω το κράτος, κάτω η διακυβέρνηση και μαρξιστέ από εδώ ότι απαραίτητο το κράτο, αλλιώ δεν υπάρχει διακυβέρνηση. Δεν μπορούμε, αυτού, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την ε, σκέψη. Εγώ πιστεύω ότι για να γυρίσω λίγο σε αυτέ τι ερωτήσει, ότι όλο, όλο αυτό που γίνεται από τότε που έπεσε το Σοβιετικό Μπλοκ και μετά είναι μια σύνθεση του μαρξισμού και του αναρχισμού. Οι Ζαπατίστα αυτό πρεσβεύουν. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι Ζαπατίστα μα αποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρξει διακυβέρνηση χωρί να υπάρξει κράτο. Οι πλατείε σε πολύ μεγάλο βαθμό προ τα εκεί κινούνται. Αν και είναι κάτι τόσο όπω είπε και ο φίλο πριν, χρειάζονται μια δική του συζήτηση από του και δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, προ τα εκεί δείχνουν. Και μπορούμε κιόλα να, να φανταστούμε μια δημοκρατία η οποία δεν θα είναι μια αστική δημοκρατία. Για πράγμα το οποίο είπε ο Νίκο πριν, ας πούμε, ότι ο μαρξισμό με δημοκρατία απαραίτητα δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Γιατί μιλά πάντα για την αστική δημοκρατία. Για τη δημοκρατία για την οποία μιλάει ο Πρετεντέρου ότι αφού ψηφίσατε, α προσέχατε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή. Έχουμε και πάρα πολλού λόγου να πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πλέον να εξηγήσουν τον σύγχρονο κόσμο. Ότι όταν μιλάμε για πάλι τον Τάξον, τώρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που μιλούσαμε πριν από δύο αιώνε, και θα πρέπει όλο αυτό να το, ξανα, να το αναθεωρήσουμε. Από τη μία, μπορούν, κανένα από τα δύο δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Από την άλλη, η σύνθεσή του, η ριζοσπαστική, είναι ο δρόμο που μα δείχνει 21ο αιώνα. Ο 21ο αιώνα είναι για εμβάθυνση τη δημοκρατία, για εμβάθυνση τη έννοια τη κοινότητα, για εμβάθυνση τη συνεργατικότητα. Ο αναρχισμό, παρόλα τα προβλήματά του, είναι αυτό το έφορο πεδίο που έχει φέρει όλε αυτέ τι εξεγέρσει των τελευταίων δέκα χρόνων. Από το κίνημα κατά τη παγκοσμιοποίηση μέχρι τι πλατείε των πρόσφατων χρόνων. Σε αυτέ τι ιδέε απάνω τι ιδέες απανω Αλλά και πάνω σε μια πολύ ριζική. Κριτική που πατάει πάνω στο μαρξισμό, βέβαια. Δηλαδή την έννοια αυτή τη αλωτρίας που έχουν φέρει στο προσκήνιο, αυτή η, η περιφυρεοποιημένη κριτική μέσα στο μαρξισμό, όπως ο Χόλεγου και ο, ο, ο Νέγκρι και όλοι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά κανένας δεν του στέλνει μέσα, μέσα, μέσα στο ρέμα τους. Οι μαρξιστές τους, τους αποκηρύσουν το ίδιο και εναρχικοί, ενώ αυτοί προσπαθούν να κάνουν μια ρεζοπαστική σύνθεση. Αυτά. Πώ θα απαντήσω, Όχι με τίποτα. Απλά ένα σχόλιο ίσω. Κοιτάξτε, μεγαλύτερη κριτική στον αρχισμό από το ότι είναι χάο, ασάφεια και αντιπολιτική στάση δεν θα μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπερασπίστηκα ένα ενιαίο πολιτικό ρεύμα. Αντίθετα, απλά προσπάθησα να επισημάνω κάποια σημαντικά σημεία και ορισμένου μύθου ιστορικού που συνήθω α πούμε μολύνουν αυτή τη συζήτηση για τα ρεύματα τα πολιτικά. Τώρα, νομίζω η μόνη διαφωνία ε, σε αυτά που ακούστηκαν, τα νομίζω πολύ καλοπροαίρετα κιόλας, διαφωνία, Τι είναι το πώς βλέπει καθένας οι πλατείε. Δηλαδή, για μένα το ότι σήμερα στην Αθήνα υπάρχουν καμιά 85, στην Ελέυθερη Γειτονιάς, Πώς είναι καταγεγραμμένες. Ή ότι από το 2002 στην Ελλάδα υπάρχουν εγχειρήματα, ας πούμε, της λεγόμενης οικονομίας, Καμιά εικοσαριά, όχι δηλαδή σήμερα, όχι το 2013, το 2002. Αυτό δεν το έχει πει ποτέ καμία τηλεόραση. Ενώ την πρώτη συνάντηση στο Σύνταγμα των Αγανακτισμένων, εγώ την, την άκουσα από την τότε έτ. Έχει μια σημασία αυτό. Δηλαδή, σε συνθήκες τρομαζικής επικοινωνία έχει σημασία το γιατί από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Μάιο του 2012, η Χρυσή Αυγή από το 0,2. Πήγε στο πόσο ποσοστό πήρε εκλογέ. Δηλαδή, αν δεν κοιτάμε και μια συνθήκη επικοινωνιακή φοβερά ισχυρή στην Ελλάδα, αν φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κατασκευάστηκε, τότε φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα πολιτική ανάλυση στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω η, μόνη... η διαφωνία μα είναι σε αυτό. Δηλαδή. εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα ζωντανό κοινωνικό κύμα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια από την άλλη πλευρά για να το στρεβλώσει, να το καταστήλει. Μέρο αυτή τη στρεβλώση για μένα ήταν και οι πλατείε, ήταν η χρήση από τους Ελεύθερους Έλληνες, του όρου «Άμεση Δημοκρατία». Ε, ήταν, είναι αποσιόπι, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, πώς λέγονται. Τι είπα Κάτι είπαν. Τι ένα από τα σημεία στα οποία μπορεί να κάνει κριτική κανείς τον αρχισμό, αλλά μπορεί κανείς να θεωρεί ότι αυτήν και η δικαίωσή του, η ιστορική, είναι ότι ποτέ δεν προσπάθησε να χειραγωγήσει τη μαζική επικοινωνία. Αυτό ενώ όταν είπα και άλλω ότι υπάρχουν καλοί ή χειρότεροι συγγραφεί στην αρχική, αλλά ό,τι ξέρω αυτό λέγανε. Ποτέ δεν είπανε τώρα θα γράψω πολιτικά ποίηματα, αλλά τώρα θα γράψω αυτά που πραγματικά με εκφράζουν. Έτσι. Ή τώρα θα μιλήσω στου πολλού εργάτε, αλλά στην κεντρική επιτροπή θα πω άλλα. Αυτό είναι και το τεράστιο. Αυτό το έχουν ξεπεράσει όπω νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Ε, μαζικά κινήματα όπω το ΕΜΕΣΤΕ, σήμερα, που βλέπουμε ότι έχουν ε, ε, σχολεία στην Αφρική, έχουν σχολεία στη Βραζιλία, προσπαθούν να στήσουν και. Δομέ ανταλλαγή σπόρων, ακόμα και στην Ιαπωνία, και κάπω έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό με όρου φυσική άμεση επικοινωνία. Έχουν βέβαια του εκπαιδευτέ του, έχουν αλληλοδιδακτικέ μεθόδου, έχουν διάφορε οργανωτικέ δομέ, δεν φοβούνται καθόλου την πειθαρχία που είπε και ο σύντροφο πριν, καθόλου. Αλλά φοβούνται πάρα πολύ αυτήν την πολιτική διαμεσολάβηση, η οποία, στο όνομα τη οποία μπορεί να γίνει και χιλιάδε εγκλήματα, επειδή ακριβώ στηρίζονται στο ψέμα. Δηλαδή θεωρούν ότι η πολιτική επικοινωνία σημαίνει εξαπάτηση. Και φυσική επικοινωνία σημαίνει τα κανονίζουμε μεταξύ μα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι και τεράστια και μεγάλη κριτική, γιατί αφορά και στην πολιτική συχνά αυτοκτονία διάφορων αρχικών εγχειρημάτων. Απ' την άλλη, είναι και η μεγάλη ηθική δικαίωση. Δηλαδή, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε και, στο, και με τον ε, Νίκο, αυτό που έλεγε για το τι είναι ο μαρξισμό. Μπορεί να είναι ένα πολύ καλό αναλυτικό εργαλείο, να έχει μια θεωρία, να έχει και μεθόδου, να έχει και τεχνικέ. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από μια πολιτική ηθική επιλογή. Άσου παραδεχτούμε, η νόηση ίδια δημιουργεί διαφορετικού όρου για το κάθε πράγμα. Αυτό. Και νομίζω μόνο λίγα παραδείγματα επαναστατικά, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, φυσικά και, όλα, και πολλά άλλα σπερματικά, έτσι δεν μόνο οι Ζαπατή επειδή είναι ανοικηφόρο, ας πούμε, ζωντανό παράδειγμα, Ούτε μόνο το MST, επειδή είναι ένα αριθμητικά μεγάλο κίνημα, υπάρχουν πολλά άλλα, αλλά μόνο εκεί, σε αυτόν τον δρόμο που ξεπερνάει αυτέ οι δύο παραδόσει, αλλά τι συνδυάζει με έναν ανθρώπινο τρόπο άμεση επικοινωνία και όχι υποταγή τη επικοινωνία στην πολιτική. Ενώ το κλειδί και εκεί λύνονται και διάφορα ζητήματα τι είναι άμεσα δημοκρατία, και αν έχει περιεχόμενο, ή αν είναι μόνο ένα κενό γράμμα, μια κενή μορφή. Και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή στι πλατείε, ή αν είναι κατασκευασμένο πρόγραμμα <coughs> για, ε, για μια δομή όπω η. Οι αγανακτισμένοι της Ισπανίας που μεταφράστηκαν στο ελληνικό παράδειγμα, θεωρώ ότι αυτά μια επειδή βόλευε την κοινόμηση. Αυτό. ότι η θεωρητική της Ισπανία είναι. Όχι, όχι. Ότι οι αγανακτισμένοι τη είναι άλλο θέμα. Οι αγανακτισμένοι του Τελαβή, το κάθε πράγμα θέλει και μια συγκεκριμένη ανάλυση έτσι, επιτόπια. Δεν μπορεί να αποφανθεί κανεί ότι ξέρει τα πάντα για τα πάντα. Ούτε μια ε, δομή συγκεκριμένη εμφανίζεται πάντα ιστορικά με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο περιεχόμενο. Απλά. Αντίστοιχα στην Ισπανία, η δυναμική πολιτική ήταν λίγο διαφορετική. Εκεί δεν είχε ούτε πολλές ισπανικές σημαίες, δεν είχε πάνω-κάτω πλατεία, πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτά βόλεψαν πάρα πολύ στη δημιουργία αργότερα αυτών των ψηφοφόρων των φασιστών, δεν λέω δολοφόνων όλοι, των ψηφοφόρων όμως που επέτρεψαν σε αυτούς τους ε, ε, δολοφόνους που τα πούνε και και να πρέπει να τους λαμβάνουμε και υπόψη. Αυτό. <στηρίζον> που <το> έχει <στηρίζον> <Πώς>, μέσα και οι <στηρίζον> κο κομμονιστές, που είναι όλοι μαζί. Ε, όσον αφορά <στηρίζον> τη συζήτηση, η, διανομίζω ότι το κρίσιμο δίτημα, το οποίο επικαθόρισε τη διαμόρφωση δύο διαφορετικών ρευμάτων, τα οποία στο εσωτερικό τους παρουσιάζουν την ίδια εσωτερική και αντίδαση, είναι η στάση στο εξής ερώτημα. Πώς διαμορφώνεται η αφρόπινη... Στο δίπολο ντετερμινισμό, βολονταρισμό. Δηλαδή, εκατέρω εκατέρωθεν υπάρχουν κατηγορίε είτε από αναρριστευτικέ απόψει είτε από μαρτυριστικέ, ή ότι οι μεν είναι πάρα πολύ βολονταραστικέ ή άλλε πολύ δετερμινιστικέ. Ε, το ένα κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η σχέση ατόμου και κοινωνία ω ε, φορέα ε, δράση, ω ε, το κρίσιμο εκείνο μέγεθο το οποίο διαμορφώνει τι ε, συνθήκε μετα, κοινωνική μεταβολή. Οι μαρξιστέ, ο Μάρξ μάλλον, ο Μάρξ, οι μαρξιστές προσπαθούσαν ε, με κάποιο ευφύ τρόπο να συγκεράσουν αυτά τα δύο στοιχεία του τετερμινισμού και του βολονταρισμού, μιλώντα για τη θετική ενότητα λογική και ιστορία ω το στοιχείο εκείνο που καθορίζει την ανθρώπινη δράση. Όσον αφορά το στοιχείο εκείνο το οποίο είναι κρίσιμο να συζητηθεί και συζητήθηκε και μάλιστα οδήγησε στην αντιπαράθεση αυτών των δύο ρευμάτων, το στοιχείο τη εξουσία. Στον μαρξισμό, ε, νομίζω η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με. Τα αντίθεστοιχα αναρχικά ρεύματα είναι, είναι η εξής επισήμαση ότι η εξουσία είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, έχει αρχή, θεμελιώνεται σε κάποιες κοινωνικές ιστορικές σχέσεις και άρα μπορούμε να φανταστούμε το τέλος της. Το ερώτημα που βάζω εγώ σήμερα είναι αν στη συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω αυτή η συζήτηση θα μπορέσει να θα διαμορφώσει εν, εν, εν πάση περιπτώσει και τα σύγχρονα κοινωνικά ρεύματα, είτε αυτά ε, επαναστατικά ρεύματα, είτε αυτά αυτό, αυτό κληθούν μαρξισμός, αναρχισμός ή οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει, νομίζω, για να βγάλουμε μια άκρη στη συζήτηση, να βάλουμε αυτούς τους άξονε συζήτησης, να δούμε ότι όντως αυτή ήταν οι άξονες συζήτηση σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που οδήγησαν σε διαφοροποίησεις. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποια ταξική εν περιπτώσει διαφοροποίηση που οδήγησε στη συγκρότηση συγκεκριμένων σωμάτων γνώσης και σκέψης αντιθετικών μεταξύ τους. Αλλά το κρίσιμο είναι σήμερα. Μπορούμε να μιλάμε για το τέλος του κράτους και το τέλος της εξουσίας. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω αρχικά ε, τον Νίκο, ε, αν θέλει λίγο να εξηγήσει τη διάκριση που ε, υπό μία έννοια ε, κάλεσε όλη του την ε, τοποθέτηση, δηλαδή τη διάκριση μεταξύ θεωρίας της ιδεολογίας στη σχέση με το μαξιμό. Ε, Αυτό και να δες, ε, ξεκάθαρα, ότι ο μαξιμός είναι μια χρήσιμη θεωρία και της λείπει μία αντίστοιχη ιδεολογία. Ε, Σχηματικά, μία ιδεολογία η οποία θα έχει μια πολιτική χρησιμότητα. Ε, Αρχικά, θέλω να ρωτήσω αν ο ίδιο ο μαρξιζμός καταστατικά ε, έχει αυτή τη διάσταση, δηλαδή είναι μια καθή κριτική υπό μία έννοια και δεν μπορεί να έχει ένα θετικό περιεχόμενο, ε, που κατά την άποψή μου είναι και το δυνατό του σημείο υπό μία έννοια, και αν είναι έτσι πώς ο, ο, ο μαρξιζμός ε, ε, ε, ιστορικά μπόρεσε να συσπυρώσει και να παρουσιάσει τα, με, τα, τα μεγαλύτερα, τα, τα πιο μεγαλειώδη, τα κινήματα, ταξικά κινήματα στην ιστορία ε, και να οδηγήσει σταδιακά στην εγκρίκηση της, ε, της κατάληψης του κράτους, ε, συγκεκριμένα του 1917. Πώς μπορείς να το κάνει αυτό αν του, αν του έλειπε το βασικό ιδεολογικό όπλο. Αυτό. τώρα ή να αφήσουμε Άμα λίγο κόμμα λόγος. Άμα θες λίγο, λίγο. μια ναι. σκέα. Ε, ξεκινώντας από την αφετηρία ότι η να αφησουμε λιγο αμα μια ξεκινωντας απο την μία και όχι ω τι πλευρέ των Ότι είναι ένα ενιαίο πεδίο που διέπει τη λειτουργία μιας κοινωνίας, επικαθορίζει και αναπαράγει τις κυρίαρχες σχέσει ή και τις ανατρέπει. Είναι ένα πράγμα στο οποίο μπορούμε να έχουμε ξεχωριστούς στρατόπεδα, στιγμίε ας πούμε και συσσωματώσεις γύρω από κάποια κομβική αξία ένα σημείο διαγραφής που είπαμε αλλά είναι ένα πράγμα αυτό το πράγμα λειτουργεί έτσι τελείω απλοϊκά κάτω από την κυριαρχία αυτή τη στιγμή της αστικής ιδεολογίας και το δικό της κομβικών αξιών όποιος πάει να παίξει μπάλα σε αυτό το πεδίο τελεί αυτόματα υπό την ηγεμονία του άλλου. μέχρι να. σε αυτό το πεδίο ο μαρξισμός Είπε ότι είναι μια κακή ιδεολογία ακριβώ γιατί για να παίξει μπάλα εκεί πέρα πρέπει να σεβαστείς διάφορα πράγματα που είναι αυτονόητα. Είναι πολύ σημαντική η λέξη αυτονόητα σε αυτή την θεώρηση από τη σκοπιά τη ιδεολογία. Και ο Μαρξισμό δεν τα σέβεται. Και καλά κάνει. Δεν σέβεται αυτονόητα τη δημοκρατία, δεν σέβεται αυτονόητα την ελευθερία και κυρίω δεν σέβεται αυτονόητα τον άνθρωπο. Με αυτά τα μειονεκτήματα, με το γεγονό ότι απολαμβάνει τι απόλυτε αντιφάσει του. Και αυτό προσπάθησα να πω καλά κάνει, με το γεγονός ότι σνομπάρει τις συνταγές για τα μαγειρία του μέλλοντος και το πώς θα είναι η κατάσταση μετά από 100 χρόνια μετά την επανάσταση και τα λοιπά και ασχολείται με τη συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης και καλά κάνει, δεν είναι μια λειτουργική ιδεολογία. Δεν είναι πολύ καλή. Δεν είπα όμως ότι πάσχει και να τη βοηθήσουμε το αντίθετο. Ότι καλά κάνει και δεν είναι μια, κακή, και είναι μια κακή ιδεολογία, θα συνεχίσει να κάνει αναγκαστικά ιδεολογία, να κάνει ιδεολογική πάλι, αλλά η δουλειά του δεν είναι κυρίως αυτή, δεν είναι να μας πει τι καλή που θα είναι ο κόσμος και πόσο πρέπει να είμαστε με τη δημοκρατία, τον άνθρωπο, τα δικαιώματα κτλ. Η δουλειά του είναι να μας υπενθυμίζει με μια φράση «Ποτέ μην ξεχνά τι πάλι το τάξο. Αυτή είναι η συνεισφορά του. Και νομίζω ότι αυτή η συνεισφορά είναι και πάρα πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε πολλά πράγματα και να κατανοήσουμε και την ίδια την ιδεολογία πώ λειτουργεί και γιατί δεν μπορούμε ποτέ να τη κάνουμε πολύ καλά. Ήθελα να πω και άλλα, πω κάποια, φαντάζομαι θα ξαναμήν Αν ένα λεπτό για να συμπληρώσω και κάτι, από τα προηγούμενα, γιατί ακούστηκαν αρκετά σε σχέση με την εξήγηση. Ναι, ε, πόσο πιο προχτά γίνεται, αυτοκριτική. Νομίζω ότι για τον μαρξισμό, αλλά και για τον αναρχισμό, νομίζω γενικά για οποιαδήποτε ριζοσπαστική θεώρηση πολιτική, ο νομίζω ότι είναι το χρησιμοποιούμε ακριβώ γιατί είναι τόσο γενικό ώστε να μην πούμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή καλύτερη αυτοκριτική, μετά από 15 χρόνια μίληση και μιζέρια από το 89 και μετά, είναι να είμαστε στην επίθεση. Η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε στον μαρξισμό είναι ότι απολογείται επίκοσι χρόνια και αντί για να δώσει αυτό που μπορεί. Και αυτό που μπορεί είναι η υπενθύμηση ποτέ μην ξεχνά την πάλι των τάξεων, κάθεται και απολογείται για την πάλι των τάξεων που συνέβη στι κοινωνίε που αναφερόταν σε αυτό. Έπρεπε να πει ναι, βέβαια, σα τα έλεγα, θα συνεχίσει πάλι των τάξεων. Αυτή, νομίζω ότι πρέπει να είναι η αυτοκριτική μα. Πρώτα απ' όλα. Φυσικά και ίσχυσε ότι στις κοινωνίε που πήραν την εξουσία κόμματα που αναφερόταν στον μαρξισμό υποκαταστάθηκε μία τάξη από μία άλλη. Αυτό περιμέναμε να γίνει, και φυσικά ίσχυσε ότι συνέχισε η λάξη πάλι το τάξιο εκεί μέσα. Και φυσικά ισχύει ότι χάσαμε στην πάλι το τάξιο εκεί μέσα, σε όλες σχεδόν ανεξαρτήτω αυτή τη κοινωνία. Αν βάλουμε ένα αστερίσκο για ψυχο, ψυχολογικού λόγου στην Κούβα, έτσι να γουστάρουμε. Ε, αυτό λέει ο μαρτσισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χρήσιμο που έχει να μα δώσει. Και τώρα, ένα τελευταίο πράγμα για να πω λίγο, επειδή το έπαιξα πολύ, ειδωάντη σε σχέση με τον αναρχισμό και τον μαρξισμό, να πω λίγο με ένα σχόλιο σε αυτήν την αντιπαράθεση. Εγώ διαφωνώ μετε με αυτή την κριτική που ακούστηκε στον αναρχισμό. Δεν είναι ότι έμεινε απ' έξω από το πεδίο τη ταξική αντιπαράθεση και του κοινωνικού ανταγωνισμού. Και διαφωνώ επίση με τη Λία ότι το πρόβλημά του ήταν η ασάφεια, η γενικότητα κτλ. Το αντίθετο για μένα είναι το πρόβλημά του. Ότι οπουδήποτε εγώ ανα, διαβάζω την τοποθέτηση ενός αναρχικού, μιας αναρχική σε συνέλευση, μια διαδικασία, είναι υπερβολικά συνεκτική για μένα. Αν είστε ενάντια στο κράτος, θα πρέπει να είστε ενάντια και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και αν είστε με του τους σκοπούς, θεωθετήσετε αυτά και αυτά τα μέσα και, μας, και παρουσιάζετε με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ συνεκτικό ιδεολογικό σύνολο, το οποίο μένα μου αποθεί. Εγώ γουστάρω τις αντιφάσεις, Τελείω ανοιχτό και αλυσιτελή χαρακτήρα τη μαρξιστική σκέψη γι' αυτό ακριβώ. Επειδή δεν έχει ακριβώ αυτά τα κλεισίματα και δεν έχει αυτή τη συνέπεια και τη συνεκτικότητα. Αυτή είναι η κριτική μου απέναντι στον Αναρχισμό, Και αν θέλετε, ενώ γενικά θεωρούταν, ας πούμε ιστορικά ότι να, η σκληρή θεωρία είναι ο μαρξισμό, και μετά περάσαμε στι πιο soft, ξέρω εγώ, σε μια πιο μεταμοντέρνα εκδοχή. Εγώ προτείνω ακριβώ το αντίθετο. Ότι ο μαρξισμό είναι μια πολύ μαλακή διδολογία. Ακριβώς γιατί είναι τίγκα στις αντιφάσεις και χαίρεται για αυτές. Ο αναρχισμός, ας πούμε για παράδειγμα, ή ακόμα περισσότερο, η πράσινη ιδεολογία είναι σήμερα μια πολύ κλειστή και σκληρή ιδεολογία που μας περιγράφει για παράδειγμα η πράσινη ιδεολογία μέχρι και τη τελεία τι θα κάνουν οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί του μέλλοντος στις δικέ του κομμούνε που θα χαλεργούν εμπρόκολα. Δεν το λέω υποτιμητικά. Καταλαβαίνετε, τον έχουμε διαβάσει όλοι σχετικά κείμενα. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δουλειά μας είναι να σκεφτούμε τι θα κάνουμε στις κοινωνίες του σήμερα για να γίνει περισσότερη ταξική πάλι. Και βλέπουμε. Λοιπόν, ε, για το θέμα της συζήτησης. Ο αναπτυσμός δεν είναι λειτουργαστική ιδεολογία. Γιατί δεν είναι η ιδεολογία. Δηλαδή, όταν γίνεται η ιδεολογία, δεν είναι αναπτυσμός. Ακριβώς. Ο αναπτυσμός είναι... Μια φιλοσοφική, ηθική τάση. Ο μαξισμός, από θεωρία, μπορεί να γίνει εύκολα ιδεολογία με την αγκητική εντυξιδολογία, δηλαδή, στήσεις ως ψευτούς συνείδησης. Έχουμε, λέει, να συγκλεί με δύο διαφορετικά πράγματα. επειδή διάφορες διάφορα στην πορεία τη συζήτηση που έχεις μαζί λόγο να διευκρινιστούν. Μέσα σε αυτήν την τάση, την ηθική-φιλοσοφική, ο αγκισμός βρέθηκε να υιοθετεί διάφορες πρακτικές. Οπότε έχει νόημα να αντιπαραθέσουμε τι πρακτικέ του ενό ρεύματο με τι πρακτικέ του άλλου. Δεν μπορεί να αντιπαραθέσει κάτι το οποίο επιθυμεί να είναι κοσμοθεωρία με κάτι το οποίο έχει θυμί να είναι ηθική. Γιατί μία, δύο μη ίδια πράγματα. Αν μιλάμε στο επίπεδο πρακτικών, μπορούμε να πούμε ότι στον αθλητισμό υπήρχαν διάφορε πρακτικέ και κυρίω σε κάποιε από αυτέ εμένουν μια κατηγορία αθλητισμών που να τι παρουσιάζουν ω μόνιμα Δηλαδή, μιλάμε είτε για μια τάση του βολονταρισμού ή απόλυτο ατομικισμού. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η κοινωνία, δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι υπόλοιποι, είναι μια προσωπική μου υπόθεση και θα την πάω μέχρι τη θυσία. Έχοντα ακόμα για ένα είδο χριστιανισμού, χριστιανισμού, χριστιανικού μαρτυρολόγια, ή μια αφελή πίστη ότι μέσα από μια μαρτυρική θυσία η μια αφελη πιστη οτι μεσα μια μαρτυρικη θυσια η κοινωνια ως θα εξεγερθεί. Αυτά είναι α πούμε στα τελειώνουν ήδη από τα το τέλη του 11ου αιώνα. Δηλαδή το να κρίνουμε κάτι με ναι, ένα γεγονός που έχει τελειώσει εδώ και 130 χρόνια είναι ας πούμε εργαλειακά πάρα πολύ απόρκημο για να βοηθάει μια συζήτηση. Στη συνέχεια έχουμε μια προσέγγιση για την οποία μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πως αυτό το ηθικό φιλοσοφικό ρεύμα μπορεί να μετανοποιηθεί σε ένα κίνημα. Γιατί είναι διαφορετικό. Σε, ένα, σε μια πολιτική ιδεολογία η οποία θέλει να μετατραπεί σε μια δύναμη η οποία θα καταλάβει την πολιτική εξουσία, από ένα κοινωνικό ρεύμα το οποίο θέλει να κάνει την κοινωνική επανάσταση. Αυτέ δεν είναι ορολογίε του σήμερα. Είναι ορολογίε των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Ένα, δηλαδή η μία τάση αποσκοπούσε στην κατάρρευση τη πολιτική εξουσία και η άλλη τάση αποσκοπούσε στην κοινωνική επανάσταση. Είναι δύο πολύ διαφορετικέ προσεγγίσεις. Δηλαδή το ένα σημαίνει ότι άπαξ και κατέχουν την εξουσία μπορώ να αλλάξουν την οικονομία και αυτό θα αλλάξει την κοινωνία. Γιατί ξεχνάμε μια αντίληψη, η οποία λέει ότι η οικονομική ανισότητα προκαλεί την εξουσιαστική κοινωνία. Η αναρχική παράδοση έλεγε ότι η εξουσιαστική, η εξουσιαστική κοινωνία δημιουργεί και την οικονομική ανισότητα και ένα σωρά άλλα είδη ανισοτήτων. Οπότε, πρέπει να αλλάξουμε οι κοινωνικέ σχέσει. Οι κοινωνικέ συζητήσει να οργανωθούν σε ένα κίνημα και να αποκτήσουν ένα τέτοιο τμήμα ισχύω μέσα στη σύγκρουση κοινωνική για να τη μετασχηματίσουν. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε αν τα σημείο. Γι' αυτό είναι τελείω αφενέ να λέγεται ότι η ανεργία δεν ήταν σχέδιο. Ειδικά μιλάμε για τον ισπανικό αντισυμιχαρισμό, ήταν και με σαφήνεια τυπωμένο. Εκλαμβάνοντα την ε, ομοσπονδιακή θεώρηση του ελευθερικού κομμουνισμού δημόσια αναγγελμένη το Μάιο του 1936, πολύ πριν την Ισπανική Επανάσταση, γίνει γνωστή σαν αυτό που ακούστηκε. Ε, δεν θέλω να τώρα σε μια συζήτηση πόσα νούμερα έχει ένα και πόσα νούμερα έχει ο άλλο, αλλά θα είχε ενδιαφέρον για παράδειγμα, αν ήξερε ο μιλητή, πόσα νούμερα έχει η Ισπανική Φάλακα από σαν έλειψη. Είχε πολύ λιγότερο το κομμουνιστικό κόμμα. Ωστόσο, μιλούσαμε για πούμε του Δηλαδή, είχε σημασία όχι ακριβώ πόσα νούμερα έχει το, το κόμμα σου. Αλλά τι ελέγχει. Ακριβώ yeah. με την ίδια που 30.000 μπάτσε μπορούν να καταστήλουν έναν κατονόμο μετανάστε. Και κυρίω το πρόβλημα ήταν τι είχε πει. Όχι τι ελέγχει. Τον ελέγχει ο κρατικό μηχανισμό, δεν έχει σημασία που σύστησε. Τι πόνο. τώρα. Εκεί υπήρχε μια αντίληψη που έλεγε ότι μετασχηματίζουμε την κοινωνία και κάποια στιγμή αυτό θα φτάσει εκεί που θα φτάσει. Αν το εξετάσουμε ιστορικά, μπορούμε να δούμε τι απέτυχε από το 39 και μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να εξετάσουμε ποιες αντιλήψεις πήγανε και τι επιτυχία είχανε. Δηλαδή, ναι, πραγματικά, ε, ένα είδος μαξισμού, ο λελινισμός α πούμε, κατέλαβε την εξουσία σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη. Στις πιο πολλές από αυτές τις χώρες σήμερα οι χρησιμοσπαστικές ιδέες είναι ανύπαθες. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, αντιπολίτευση και κυβέρνηση είναι εξουσοεθμικιστικές, αυτάρχικες και δεν έχουν κανένα απολύτες χώρο με ελευθερή σε κανένα. Δηλαδή 70 χρόνια υποτιθέμενης δηλαδή, ευρωπαϊκής του μαξισμού δημιουργούσαν μια χώρα που δεν υπάρχει κανένα ζωαστικό ρεύμα. 40 χρόνια φραγκισμού, μια διαδικασία που εκτελέστηκε μέσα σε δύο χρόνια 400.000 άνθρωποι, έκανε πλατείες πολύ διαφορετικές από τις ελληνικές. Αυτό είναι δηλαδή το τι καταγράφεται στο κοινωνικό ασυνείδητο στα γνωρίμα και τους συμβολισμούς. Πέρα από το όμως. Υπάρχουν σήμερα οργανώσεις, οι οποίες θεωρούν ότι αποκτούν ισχύ μέσω της διαθήμισης ενός του μοντέλου. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή είναι οργανωμένοι σε ενωθή δικτύου. Είχες πολλά, υφαρτά, όλες οι οργανώσεις παρουσιάζονται με μια όλη Οι πολιεθνικές εταιρείες στα θελικητικά τους στελέχη τους συμβουλεύουν να χρησιμοποιούν άμεση δημοκρατία και πρωτοκουλία και όχι αυτό σύστημα. Γιατί αυτό ενισχύει την πρωτοβουλία, δημιουργεί διάλογο, διάλογο βγάζει καλύτερα αποτελέσματα, μειώνει την έλλειψη πρωτοβουλία η οποία καλύτερα από την δημοκρατία, πίσω από το ότι αυτός μου φταίει. Δηλαδή αυτός ο τρόπος οργάνωσης πλέον είναι πατού. Δεν <σ warmer> υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο να μην πιστεύει ότι θα γίνει παντού με αυτόν τον τρόπο. Ή το ονομάζεται αρθικό, είτε ονομάζεται αρχικό, είτε ελληνικό, είτε ονομάζεται ισλαμιστικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Το σημαίνει όμως ότι δεν το φτιάξαμε. Γίνεται Λέω ότι αυτό απορυκνύει ότι αυτό ο, ο τρόπος οργάνωσης, ο τρόπος οργάνωσης Λέβαια, γίνεται και προκύπτει. Λίγορα να το γελώσω γιατί κάποιοι μπορεί να το κάνουν συνειδητά, κάποιοι μπορεί να το κάνουν ενήλικα κάποιοι μπορεί να το κάνουν αντιγράφοντας. Ας τελειώσει, είναι οκ. Λοιπόν, για παράδειγμα το MST που αναφέρθηκε, δεν έχει αναφορά στην αναρχική αυτού του παράδοση. Ωστόσο, έχει αναφορά στην εφαρμογή τη αυτό που υπόθηκε το 1938. Δεν το είπα το 1938 που είχε πεθάνει. Αυτό είναι η γραμμή και αρχή της ΕΝΕΤΕΑ. Πολύ πιο πριν είναι η οργάνωση της αντιπιθαρχίας. Δηλαδή το να μην πειθαρχεί είναι αξία. Ο άνθρωπος ο οποίο πειθαρχεί είναι άνθρωπος εκμαπλισμένο. Ο άνθρωπος ο οποίο απειθαρχεί αναπτύσσει αξίες ανώτερες. Τι οποίε όμως δεν μπορεί να τι έχεις ατομικέ. Πρέπει να μάθει να τι οργανώνει. Να συζητάει και να φτιάχνει κάτι από Αυτό είναι οργάνωση της αντιπιθαρχίας. Σε αυτή μετρικώς τη γραμμή ορδόνα του MST, το οποίο ξεκινώντας από την ανάγκη του γράμματος του οικονομία, μιλάει για τη συλλογική ηγεσία. Υπάρχουν, να πούμε, σχολεία σε μέσα στο MST, τα οποία δεν φτιάχνουν το κόμμα τύπου αλλά φτιάχνουν αγωνιστές οι οποίοι δεν χρειάζονται να παίρνουν γραμμή, δεν χρειάζονται να δίνουν γραμμή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίε. και αυτοί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι. Δηλαδή είναι μηχανισμός αλλά μια οριζόντια οργάνωση από όσους θέλουν να λάβουν αυτόν τον ρόλο. Αυτό α πούμε είναι μια μορφή διαμοιρασμού της εξουσίας με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο. Πολύ πιο δημοκρατικό μονάδα του κοινού ομοσπονδίου, όπου υπάρχουν άτυπε ιεραρχίε και αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο μάτσο, οι πιο αγωνιστέ, αυτοί που έχουν δηλαδή το τελευταίο πόλεμο ούτε περισσότερο. Έχει σημασία να βλέπουμε πώ διάφορε μέθοδοι εφαρμόζονται για να επιτυγχάνουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, σίγουρα ότι πρέπει να προτάσετε όχι η πολιτική κατάληψη τη εξουσία, αλλά η ο, ο κοινωνικό μετασχηματισμό μέσω διαφορετικών δομών είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε ότι πρέπει να βρεθούν μορφή οργάνωσης που να διαλύνουν σε όσο δυνατό μεγαλύτερο ρυθμό της εσωτερικής εξουσίας και να αυξάνουν τη συμμετοχή του ατόμου, πρέπει να το αναλύσουμε. Το ότι ένα ε, ρεύμα στην ε, ανθρώπινη συμπεριφορά όπως ο Αναχισμός, εστιάζοντας στην ηθική και στη φιλοσοφία, μπόρεσε να αναγνωρίσει την, την Ινδιανικότητα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ ακόμη και το 1960 ο ίδιος ξεκεφάρει μιλούσια λέγοντας ότι είναι καθυστερημένοι που πρέπει να εξαφανιστούν, πρέπει να μας λέει πολλά πράγματα, διότι δεν είναι τυχαίο ότι οι σημαίες των Αντιμήθας είναι μάτρας και κόκκινες ή ότι η σημαία της Εθνικής Ομοσπονδίας Εργασίας του Μεξικού, της Κρατικής δηλαδή, της ΓΕΣΕ, είναι μαχροκόκκινη. Γιατί αυτοί οι οποίοι υιοθέτησαν την ιδανικότητα, την οριζοντιότητα και τι συνελεύσει, όχι με κάποια ανάλυση, αλλά επειδή είχαν βάση στην φιλοσοφική και στην ηθική υπεράσπιση τη ελευθερία, ήταν αυτοί οι οποίοι έλκυαν την καταγωγή του στο πολιτικό ρεύμα, η ίδια το 1900. Και αυτό γενικώ δεν αναφέρεται. Δεν αναφέρεται αυτή η συνάντηση, που προέκυψε. Εγώ θέλω να τελειώσω με κάποια πράγματα, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουν στη συζήτηση. Ο ματσισμό και ο ανατισμό ήταν σε μεγάλο βαθμό παιδιά του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματο. Όμως η εκμετάλλευση του πλανήτη δεν είναι υπόθεση μόνο του ευρωπαϊκού προλεταριάτου. Σε μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό προλεταριάτο πήρε δικαιώματα στα χρόνια που ακολούθησαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στη λαϊλασία και τη σφαγιότητα του πλανήτη. Και αυτό δεν το εξηγούσε και δεν το ερμήνευε κανένας μαρξισμός και κανένας ευρωπαϊκό αναρχισμός. Ήταν μια πραγματικότητα η οποία έφευγε από μια αντίληψη η οποία μπορούσε να είναι εργατίστικη ή οικονομίστικη παραγράφοντας άλλες παραμέτρους πάρα πολύ σημαντικές. Ωστόσο, 500 χρόνια η Ινδιάνη της δεκότανε. Φορείς δεν έχουν διαβάσει μάτι, και χωρίς δεν έχουν διαβάσει πακούνη. Είναι κάποιες σχέσεις που έχουν σημασία να τις μειχνεύουν. Και ένα τρίτο σημείο είναι αυτό το μυντιακό. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ταραμέλα για γενικά ο ρόλο των κατασκευαστών πριν από 20 χρόνια. Μια μεγάλη μόδα που κανεί δεν καταλάβει ακριβώ τι λέγανε και το ότι το έχουν ξεχάσει τελείω. και δεν είχε καμία ε, αξία να χρησιμοποιηθεί σαν ερμηνεία. Για το οποίο δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερη τοποθετήση. Δηλαδή είναι σαν να είχαμε το 17, <συσχε> ίσω να είχαμε το 36, ίσω να μην το είχαμε γιατί κάποιοι δεν το αναφέρανε. Ε, μετά υπάρχει ένα κενό που απλά πούμε, δινόταν κάποια δικαιώματα στου Ευρωπαίου. Χωρί ταυτόχρονα να υπάρχει μια περιγραφή του τι σήμαινε η νέα κοινωνική σχέση του θεάματο μέσα στην Ευρώπη, αυτό δεν πολύ αναφέρθηκε. Ήταν λε και α πούμε, ζούσαμε σε έναν υποκείμενο του 1930, με συνθήκε κοινωνικέ του 1930, που απλά κατέδειξε κάποια δικαιώματα, και τώρα με την κρίση που τα αφαιρούν. Δεν υπήρχε δηλαδή και μια πολιτισμική μεταβολή αυτέ τι δεκαετίε, και τι είδου ανθρώπου έφτιαξε. Αυτά και συγγνώμη για την μαγνηγορία. Και α πούμε, για ένα προσωπικό σχόλιο, ε, το να υπερασπίζεσαι με πάθος, ας πούμε, και με ανάρτηση, εντάξει, εγώ έχω την ιδιοσυγκρισία, δεν την έχω, είμαι, είμαι στην πέμπτη δεκαετία, ε, η ιδιοσυγκρισία μου παραμένει λίγο, λίγο χήμα, ε, δεν σημαίνει ξερουλισμό. Σημαίνει υπεράσπιση γνώμη αντίθετα με το, δηλαδή, Εκτός και αν απανοτρεώνεται από μένα, το τον πρώτο τέτοιο, το δικαίωμα είναι αυτήν την γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εκτός και αν απαγορεύεται, θα την πω. Έτσι. Θα την πω έτσι όπω θέλω εγώ. Με αυτό το πάντους που εγώ θέλω, ας πούμε. Δεν είμαι ρομπότ, έτσι. Υπάρχει και ατομική ιδιωσυγκρασία μέσα στην πραγματικότητα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, υπάρχει μια καλή... ενδιαφέρουσα ενδιαφέρονση για το κράτο. Αυτό είπε ο Ν Υπάρχει μια ζήτηση κράτου, περισσότερο κράτο, λιγότερο κράτο. Δεν είναι έτσι. Το κράτο πιάνει πιο κράτος. Δηλαδή σήμερα ο εργαζόμενο, ο, ο ολός, την νεολαία πρέπει να παλέψει για ποιον, Το περισσότερο κράτο. Ε, σήμερα θα προσδιορίζω, το είπα να επαναλάβω, προσδιορίζω ότι πρέπει να οικοδομήσει κίνημα. Κίνημα αντίσταση τη βαρβαρότητα. Αλλά θέλω να προσπεράσω και η, η, εκεί. Το, το βασικό ζήτημα και η βασική διαφοροποίηση, υπάρχουν πολλέ βασικέ διαφοροποίησει, σαν αποτέλεσμα, λέω, σαν αποτέλεσμα τη αντίληψη που διαμόρφωνε ο αριθμό με τον αναρχισμό, ήταν ότι ένα κατέληγε σε μια, σα είπα, διαλυστική αντιμετώπιση του κράτου, δαιμονοποίησή του και ανατροπή του, ο αριθμό θεωρούσε σαν μεταβατικό αναγκαίο στάδιο τη δικτατορία του προεκλογικού, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην κοινωνία χωρί τάξη. Ο Νίκο έχει επίση κάνει μια πολύ καλή επισήμανση. Ο Λέν έλεγε ότι ο Μάξελ αφήσει είναι ένα Δηλαδή τι? πήρε τα υπακτά δεδομένα που είχε εκείνη η κοινωνική πραγματικότητα και προσπάθησε όχι να φανταστεί ποια θα είναι η αυριανή κοινωνία, αλλά να πει με αυτά τα δεδομένα που έχω εγώ η ανατροπή τη άγουσα τάξη ποιου βασικού μετασχηματισμού μετά πρέπει να ανοιχθούν. Από εκεί και πέρα η πράξη θα δώσει τη θεωρία. Γι' αυτό ο Μάξενός στο Μανεφέστο δεν αναφέρει τι σημαίνει γι' αυτό η λιπτατορία του Πολιτερεάτου, το 71 αναφωνεί. Να η λιπτατορία του Πολιτερεάτου, η Κομμούνα. Δηλαδή, τότε εμφανίστηκε μπροστά του αυτό που είχε στο μυαλό του, αλλά δεν μπορούσε να το, δει, να, να, να, να, το, να το προτείνει. Γιατί ο κομμουνισμός δεν είναι, να το πούμε έτσι, μοντέλο ως κατάκτηση. Είναι η κίνηση πραγμάτων προς την απελευθέρωση τη ανθρωπότητα. να το πούμε αλλιώς. Ε, Μάλιστα ο Φίλο που είπε κάτι για, το, για την Ευρώπη κλπ. Μόνο που έχει άδεια σε αυτή την κριτική. Και όσον αφορά δεν ξέρω, όχι, ό, τα είδη του μαξιδισμού, δεν ξέρω κτλ., αλλά όσον αφορά τουλάχιστον ένα κομμάτι του κινήματο που προσδιορίζεται σαν κομμουνιστικό από το 17 και μετά. Α πούμε, δεν ήταν τυχαίο που ο Ρένεν πρότεινε, δεν πέρασε η άποψή του, παραδείγματο χάρη, για το προλεπτάριο όλων των χωρών να μετατραπεί στο πρώτο συνέδριο, στο δεύτερο συνέδριο του ΙΕ. Του κομμουνιστικού δετρόνου έλεγε η προεκτάριο των χωρών και Εθνική Ενωθήτη. Δεν είναι τυχαίο που το κομμουνιστικό κίνημα μπήκε μπροστά στην εθνικοπεριθλωτική πάλι τον λόγο. Τη θεωρούσε εφεδρεία και συνάμμο μαζί, αν δεν κάνω και υπάρχουν πολλά κείμενα. Και πράξη πάνω απ' όλα σύμμαχο τη σοσιαλιστική επανάσταση. Το 45-50, γκρεμίζεται το αποκεπαιρωτικό σύστημα. Ποιο συνέβαλε στον κραμισμό. Και πραγματικά έχει δίκιο για τον ευρωπαϊκό Εκτελισμό. Υπάρχει Ευρωπαίο Εκτελισμό. Μακριά από, από εμά, τουλάχιστον. Μακριά από εμά. Δεν θεωρούμε ότι εξαντλείται η ανθρωπότητα στην Ευρώπη. Και έχει δίκιο που λέει ότι ο πολιτισμένο κόσμο σήμερα, με αυτή ήταν την ανάλυση, μια από τι πλευρέ τη ανάλυση του υπεραλιστικού σταδίου του ΛΕΝ, ότι ο πολιτισμένο εισαγωγικά κόσμο αντλεί τα πλούτη του και τα του πέρα από την εκμετάλλευση τη δικιά του εργατική τάξη, του δικού του λαού, αντί πάνω στα ερείπια που δημιουργεί πάνω στην εκμετάλλευση των απικιών. Στην εκμετάλλευση δηλαδή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη. Που έλεγε πρώτα πάει ο Παπάς, ο έπορας, και μετά... Ή κατά κανόνα δεν θυμάμαι τη σειρά του. Ε, έχει δίκιο όμως ότι υπάρχει ένα ένας Μια εξάντληση πολλών δυνάκων που αναφέρεται στην αριστερά, στην Ευρώπη. Αυτό το έδωσε, ε, αλλά είχε άδικο στην κριτική με την έννοια ότι κανένα δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι να πω αυτό που είπε ο Γεβάρο, το έχω υπόψη μου, δεν, δεν αμφισβητώ ότι το είπε. Ε, και αν το είπε, να το πω έτσι, εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω δεσμεύσει απέναντι σε οποιοδήποτε μορφή και συγγνώμη του κινήματο. Αν είπε κάτι λάθο, να πούμε ότι αυτό είναι λάθο. Δεν πρέπει να έχουν δεσμεύσει τέτοιε οι αριστεροί άνθρωποι. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν, μπορούν να έχουν, έτσι όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, να έχουν δεσμεύσει απέναντι στην αναγκαιότητα να προχωρήσει ο λαό και, και η κοινωνία προ την απελευθέρωσή του. Κάμια άλλη δέσμευση. Και έτσι θα ήθελα να πω το εξή: Θα τελειώσουμε αυτό, να μην με ακρηγορήσω. Ε, η τοποθέτηση δικιά μου δεν έχει να κάνει με κάποιε δεσμεύσει που έχουμε εγώ ή, κάποιη, ή, ή η οργάνωσή μου. Έτσι εμεί αντιλαμβανόμαστε την πορεία τη ανθρωπότητα. Και θέλω να το εξή. Δεν ενδιαφέρει. Να κάνω μια φιλολογική συζήτηση, να το πω έτσι, που να μην εδράζεται στα δεδομένα που παρήγαγε ο 20ο αιώνα. Έχει δίκιο ο άλλο φίλο που λέει, Ποια κριτική, πώ ερμηνεύεται το ότι μια κυρίαρχη τάξη αντικαταστάθηκε η πορεία, σου του Οκτώβρη. Αντι... Ε, αυτό προσπάθησα να πω σε πιο σειρέ. Βέβαια, δεν είναι δυνατό σε μια συζήτηση που περιλαμβάνει μια σειρά πράγματα να πω τη δικιά μου αντίληψη. Προσπάθησα να βάλω πλευρές. Α πω κάτι που έγινε στην, στην Κίνα για να δηλώσω αυτό. Στην πολιτική επανάσταση, άλλο επάνω από το έργο το η πολιτική επανάσταση στην Κίνα, ανοίχθηκε το ζήτημα του εργοστασιακών πανεπιστημίων. Δηλαδή, να πάνε οι εργάτε στα εργοστάσια και να γυρίζουν μετά ξανά στα εργοστάσια. το εξή φαινόμενο. Γερνώντα εργάτε στα εργοστάσια, είχαν άλλη άποψη για το τι θα φτιαχτεί, ποιε μηχανέ πρέπει να φτιαχτούν, πώ πρέπει να φτιαχτούν, ποια πρέπει να είναι η οργάνωση του εργοστασίου, από του διανοούμενου. Από του ηλεκτρολόγου, του μηχανικού κτλ. που είχαν παραχθεί μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, αν κοίτα μέσα στο σοσιαλισμό, αναπαλήγαγε πολλά του αστικού δικαίου, τη αστική αντίληψη. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω μετά, πριν. Ότι υπάρχουν ηλικοί και πολιτιστικοί όροι και προπαθώ ταξική πάλι, μέσα από την οποία οι εργαζόμενοι άνθρωποι θα καταχτούν ουσιαστικά, ουσιαστικά την αρμοδιότητα στο τι παράγεται. Δηλαδή, αν ταυτίσω κάποιον πάπα, δεν σημαίνει ότι είναι κιόλα. Αν βαφτίσω μια κοινωνία κομμουνιστική, δεν σημαίνει ότι είναι κιόλα. Αν αναγορέσω την εργατική τάξη σε κυρίαρχη, δεν σημαίνει ότι είναι όντω τέτοια. Είναι μια πορεία, μια διαδικασία. Αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα που αναδείχθηκαν από την πάλι στην πράξη όμω, μέσα σε αυτέ τι κοινωνίε. Αναδείχθηκαν αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι ερωτήματα δηλαδή, που τα παρήγαγε το κεφάλι Τα παρήγαγαν οι ίδιε κοινωνίε και η πορεία του. Η άνοδο και η και είχε δίκιο ε, ε, ε, ότι είμαστε, ε, δηλαδή προσπάθησε ο φίλος τη Λεώνο το, το, το ζήτημα να περιγράψει λίγο ε, κάποια φαινόμενα. Είναι φαινόμενα ίδιες, αλλά να πω κάτι, η ιεραρχία και οριζιωτιότητα. Και αυτό έχει να κάνει πάλι, δεν θα, δηλαδή αν δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Αν μαζευτούν αγωνιστές, που ένας αγωνιστής έχει εμπειρία μισού χρόνου και όλος έχει αγωνιστής 20 χρόνων, να τους αναγορέψουμε σε ισότιμους, και να κάνουμε μια κουβέντα. Ποιος πιστεύετε εσείς. Εγώ είμαι απόλυτος. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα... Ο Κατα... Μαναζιστής. Ναι, ναι, όχι. Ενώ δύο που είναι ίδιας, Νίκο, ίδιας <laughs> κοσμοθεωρίας, ίδιας αντίληψης, ας το πούμε πάνω κάτω. Ποιος πιστεύετε ότι θα έχει τις περισσότερες να πεις τον άλλο; Τι λέει η ζωή μέχρι τώρα. Ζωή λέει ότι δεν... Η ζωή λέει το εξή ότι να πείσου ένας τον <σταλεί> να το πείσεις για <σταλεί> εμένα... η, είναι, το η ζωή ναι, λέει να πείσου ένας τον άλλον για να κοινθούς σε μια κατεύθυνση. <σταλεί> δηλαδή αν δεν θέλει <σταλείτε σταλείτε> μια παρέα και πει, εγώ πω στη ταβέρνα, θα πει ο άλλος, κύριε, ξαναδείς, εντάξει πήγες στη ταβέρνησης, εγώ πω πω στο γεωματοβράβο. Δεν μπορούν να βρεθούν μαζί. Έτσι. Τώρα πάμε όλοι στην <σταλείτε> ταβέρνα. Το ποια ταβέρνα και ποιο θα πείσει ποιον, δηλαδή να πω το εξή. Η οργάνωση, αυτό το επάρατο πράγμα, η οργάνωση του κόμματο, τα λοιπά, έλεγαν οι μαξιτέ είναι αναγκαίο κακό. Είναι εργαλείο. Εμπεριέχει κινδύνου. Εμπεριέχει κινδύνου. <συσχελίδι> Εμπεριέχει κινδύνου. <συσχελίδι> αλλά Πόλε. <συσχελίδι> <η> Πόλε. Πιο... <συσχελίδι> μεγαλύτερο κίνδυνο είναι το εξή. Μεγαλύτερο κίνδυνο είναι το εξή. Και θα τελειώσω εδώ. Να μαζεύονται 50 άνθρωποι, να είναι τυπικά ισότιμοι, αλλά δύο, δύο οι τρει από αυτού να είναι πραγματικά παν πολιτικά ιδεολογικά και από συμπηρία στου άλλου. Να επιβάλλουν την άποψή του στου άλλου, αλλά να μην έχουν την ευθύνη αυτή τη διαδικασία. Οι εγωγονιστέ λένε όχι. Εκλέγουμε στα όργανα μα αυτού που θεωρούμε, όχι μόνο σε θεωρίε αλλά και από πράξει, είναι οι πιο συνειδητοί να σπρώξουν την ιστορία προ τα μπρος. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να του ελέγξουμε. Εμπεριέχει προβλήματα αυτό. Ναι, εμπεριέχει. Θα ζήσουμε με αυτά τα προβλήματα. Γιατί ο εγωγονισμό ο ίδιο διδάσκει τη λογική τη αντίθεση. Μέσα του αντιθέσεων προχωράει η Ε, ναι, εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια ερωτήματα και όχι μια τοποθέτηση. Ε, Πρώτο στον Νίκο. Μας κακούντας ε, την τρίτη εισήγηση θα ήθελα λίγο να παρουθήσω <κυρίζω> <κυρίζω> κάποια πράγματα στους δύο πρώτους ομιλητέ κυρίως, για θα μπορούσα να μπορούσαν να συσκεκριστούν με, με τον περιεχόμενο τη τρίτη. Ο Νίκο μίλησε για τον Μαρξισμό μία καλή θεωρία και μία κακή υπεροειδεία. Ε, το ερώτημά μου είναι, μπορείς λίγο να αναφερθεί στην πορεία του Μαρξισμού ως καλή θεωρία. Τι θέλω να πω. Αν δούμε ότι ο Μαρξισμός είναι μία καλή θεωρία, Μπορεί αυτή να εκφράζεται διαφορετικά τον 19ο αιώνα, διαφορετικά τον 20ο, διαφορετικά τον 21ο και απλά να λέμε ότι δεν πειράζει. Ωραία, όλα είναι μια καλή μαρξιστική θεωρία. Ε, υπάρχει μια διαβάθμιση σε αυτή τη θεωρία. Α πούμε, ο τρίτο ομιλητή είπε ότι υπάρχει μια ήττα αυτή τη θεωρία όσον αφορά την, την πρακτική τη συσχέτιση με την κοινωνική πραγματικότητα. Εσύ α πούμε, θα έλεγε κάτι τέτοιο, ή απλά η μαρξιστική θεωρία είναι μια καλή θεωρία ε, που α πούμε γράφτηκε τον 19ο αιώνα και συνεχίζει να υπάρχει, και απλά κάποιε φορέ εξειδικεύεται. Ε, στην στυλία, ήθελα να κάνω την, την εξή ερώτηση. Ε, ακούστηκε πάρα πολύ ότι ο αναρτισμό δεν είναι μια ιδεολογία, ότι ο αναρτισμό ε, είναι μια ηθική τάση. Το ερώτημά μου είναι, ο, ο αναρτισμό. Είναι επαναστατική θεωρία. Δηλαδή, έχει νόημα αυτό που ακούστηκε και στην τρίτη σύγκηση ότι ωραία, κάπως η μαρξιστική θεωρία ε, είχε μία δυνατότητα να, ε, να αποδειχθεί αν ήταν σωστή ή λάθος. Ε, ο αναρχισμός, έτσι όπως το περιέγραψες και βάλλον αυτό που προσπάθησε να κάνει στη σύγκηση Ιησού ήταν να πει ότι δεν είναι και τελείως αποκομμένως από τον μαρξισμό, ούτε ο μαρξιμός από τον αναρχισμό. Έχουν και κάποια σημεία καλά και δύο που συγκλίνουνε έχουν ήδη κάποιε διαφορέ, αλλά έχει σημασία ότι ε, να δούμε αν ο αναρχισμός είναι μια επαναστατική θεωρία. Δηλαδή, ο σκοπό του, σαν ε, σύνολο ιδεών, ποιο είναι, να είναι απλά μια ηθική τε, ε, στάση κάποιων ατόμων, να είναι μια, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει τώρα στι Απαντήσει, να, να αποτελεί για μα παράδειγμα που να το βλέπουμε και να λέμε τι ωραίο είναι, Τι σχέση έχει με την επαναστατική με το μετασχηματισμό του κόσμου, αν δεν ότι έχει. Και στον τρίτο ομιλητή... Ε, ε, Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσει που θέλω να κάνω. Θα περιοριστώ μόνο σε μία. Ε, μίλησες ότι πολλές φορές σήμερα βλέπουμε κάπως να επανέρχεται αυτή προς τα πρωταρχική συσσόρες. Αυτό θέλω να επισημάνω ότι το έχουν πει και διάφοροι, οι οποίοι συντάζονται πιο πολύ με τον αναρχικό χώρο, όπω ας πούμε η Σύγκριου Φεδερίτση. έχει μια τέτοια ανάλυση. Ε, επίσης, μίλησες για ε, ότι σήμερα αυτό που προέχει είναι μία αντίσταση. Επίσης, είναι ένα πράγμα που το ιδιοποιούνται πάρα πολλά ρέματα τα οποία ε, έχουν σχέση με τον αναρχισμό. Ας πούμε, η, ε, η κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία ή το να κάνεις σε κολεκτίδες ή ακόμα και κινήματα, ας πούμε, όπως οι σκουρκές, στις οποίε ας πούμε, ε, συγκεκριμένα το, το, το, το κόμμα σου, πούμε, τη στηρίζει. Θέλω να πω ότι υπάρχει, ενώ έκανε μια πολύ μεγάλη ιδεολογική, είπε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε ιδεολογικέ διαφορέ, εν σήμερα αυτό που φαίνεται να προτείνει είναι κάτι το οποίο επίση θα μπορούσε να το προτείνει και ένα αναρχικό. Δηλαδή την αντίσταση. Θέλω να πω πώ αυτό που προτείνει σήμερα σε διαφοροποιεί από μια αναρχική προσέγγιση. Αυτό. Πρόεδρε, να πούμε τώρα, μετά, ε, θέλει κάποιον. Ε, Δεν μπήκα καθόλου σε αυτό που, που είπες, έχεις δίκιο, στις εσωτερικές ασκουμε το τομές που θέτηκε το κείμενο σε συζήτηση. Να πω έτσι τε, συνοπτικά, αν ο μαρξισμός είναι μια καλή θεωρία, προσπάθησα να πω, είναι για τον εξής λόγο, ότι έχοντας το μυαλό του ότι η επικαθοριστική αντίθεση σε αυτή τη κοινωνία είναι η ταξική εκμετάλλευση και η ταξική πάλη, αυτό δεν σημαίνει ότι ασχολούμαστε μόνο μαζί της, αλλά αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε ότι είναι αυτή που σε κάθε πεδίο, σε κάθε στιγμή, σε κάθε συγκυρία, ορίζει ποια θα είναι η βασική κύρια αντίθεση εκεί και ασχολούμαστε με αυτή. Αυτό το καθιστά καλή θεωρία. Για παράδειγμα, ερχόμενος λίγο... Στο θέμα του κράτου, α πούμε, αυτό, αυτό μα αναγκάζει να παρακαλάμε αυτή τη στιγμή ο κατεξοχήν ιδεολογικό μηχανισμό, η κρατική τηλεόραση να μην είναι ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε ότι είναι μια βασική αντίθεση. Όχι γιατί είμαστε υπέρ του κράτου, θέλουμε περισσότερο κράτο. Αυτό το καλό χαρακτηριστικό του μαρξισμού αυτή η περίεργη η ανισόμετρη αιτιότητα και η αντιφατική σκέψη το καθιστά καλή θεωρία και γίνεται κακή θεωρία όταν τη χάνει. Ένα παράδειγμα που χάνει, α πούμε, είναι να πούμε ότι μία είναι η βασική αντίθεση, ό,τι και να γίνει, χωρί να τη βλέπουμε πώ αυτή εκφράζεται μέσα από άλλε αντιθέσει. Και να γίνει έτσι ο μαρξισμό, ο οικονομισμό, ο εργατισμό ή οτιδήποτε. Υπάρχουν τέτοια ιστορικά ρεύματα. Μία άλλη κακή θεωρία, κακή εκδοχή του μαρξισμού θεωρία, είναι να βγάλουμε τελείω τη βασική αντίθεση από το μυαλό μα, από, από το πυρήνα, και να ασχολιόμαστε με τι άλλε, σαν να μην έχουν σχέση μεταξύ του διάφορες εκδοχές με τα Και μία πολύ βασική και τρίτη είναι να ξεχάσουμε την ίδια τη ταξική πάλη και να το δούμε ως μία πορεία οικοδόμησης κάποιας συνεκτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Με μια δόση αυτοκριτικής αναφέρθηκε η κατάργηση της ταξικής πάλης, ας πούμε, το 1936. Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι θέση μου, άποψή μου, εκεί που ο μαξισμός γίνεται κακή θεωρία, εκεί που ξεχνά την πάλι των τάξων, εκεί που ξεχνά τη σύνθετη σχέση των αντιθέσεων, γίνεται καλή ιδεολογία. Βάζει στη, στη θέση της τάξης και της ταξικής πάλης το έθνο, το λαό κτλ, γίνεται συνεκτική, παλαϊκή και ηγεμονική. Με, με βάρο, σε βάρος βέβαια πάντα, της ταξικής πάλης. Ε, και συμπληρώνοντας με, αυτό το, με αυτή την αφορμή ένα θέμα που μπήκε, και ήθελα πολύ να το πω, τώρα κλέβω λίγο. Σε σχέση με τις δομές, είναι νομίζω λάθος να ταυτίζουμε τον μαρξισμό ή τον αναρχισμό με δομές. Είναι φετιχισμός είναι οικονομισμός, είναι πραγματισμός. Ο μαρξισμός έχει συνδεθεί, όπως και ο αναρχισμός, με πολύ διαφορετικές δομές. Από τα ε, Συμβούλια της Κομμούνας του 1971 ως τα Εργατικά Σοβιέτ του 1905 και του 17, από τα Εργαστασιακά Συμβούλια της Ιταλίας του Γκράμψη, ως τις Εργαστασιακές Επιτροπές της Ελληνικής Μεταπολίτευσης, από τις ίδιες τις πλατείε και τις συνελεύσεις γειτονιών, εκεί λειτουργήσε, βοήθησε ή ήρθε σε αντιπαράθεση παντού και ο μαρξισμός. Και στα κόμματα και στις οργανώσεις και στα συνδικάτα και σε δεκάδε άλλε μορφές. Για τον μαρξισμό, οι μορφέ τη οργάνωση του κοινωνικού ανταγωνισμού πηγάζουν μέσα από τον ίδιο ανταγωνισμό, από τον ίδιο το κοινωνικό ανταγωνισμό και δεν υπακούν σε πρότυπα φετίχ ή προσυμφωνημένα ας πούμε, σχέδια. Αν πηγάζει αυθόρμητα μια, φορ, μια μορφή μέσα από τον κοινωνικό ανταγωνισμό, και τονίζω το αυθόρμητα, όπω αυθόρμητη ήταν η ανάδυση στο Σοβιέτ, ο μαρξιστή και η μαρξίστρια θα είναι εκεί και θα πρέπει να κολυμπήσει σαν το ψάρι στο νερό και σε αυτή, όσο καινούργη να είναι. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι οι πλατείε είτε δεν μας άρεσαν, είτε ήταν το ένα, είτε το άλλο σε διάφορους, ως μια αυθόρμητη και πηγαία μορφή του κοινωνικού ανταγωνισμού, σαφώς και δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τον μάρξισμό ή δεν ταιριάζουν περισσότερο με τον αριστικισμό ή με κάτι άλλο. Άλλο οι δομε του κινήματος και άλλο οι θεωρητικές στάσεις που εκεί μέσα να παίξουν παιχνίδι τελεία. Πρέπει mm. mm. <σχειάσεις> να απαντούσω και εγώ, είναι κουραστικό. Ε? Απάντησε. Εκτός αν θέλει κάποιο άλλους να αντιγράσετε. Είμαστε σε μία συζήτηση που έχει τον τίτλο «Μαρξισμός και Αναχισμός». Από θέση και από εμπειρία, έχω λίγη βέβαια, ε, αυτό που θα θεωρούσα ενδιαφέρον θα ήταν να δικαιολογήσω γιατί στη Θεσσαλονίκη άνθρωποι που εμπνέονται από τον Αναχτισμό και εμπνέονται από τον Αναχτισμό έχουν, για παράδειγμα, συνεπάρξει και συνεργαστεί για την επιτυχία της απεργίας των μεταναστών το 2011 ή στον αγώνα για τη δικαίωση των καθαριστήριων το 9 την κατάληψη της Πρετανίας για την Κούνεπ. Δηλαδή, αυτό που με διέφερε είναι περισσότερο να κάνω ορισμένες εμπειρικές παρατηρήσεις για το πώς αξίες των δύο ρεύματων και άνθρωποι που ταυτίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτά τα δύο ρεύματα, μπορούν να δουλέψουν μαζί σήμερα. Αυτό είναι το ένα μέλη. Το δεύτερο είναι, ήθελα να τονίσω ότι πολύ καλά ε, σκεφτήκατε τον τίτλο αυτών και είμαι σίγουρο ότι γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχει μια ενοιολογική διαφορά τάξης πάρα πολύ έντονη. Γιατί άλλο μαρκτισμός, άλλο μαρκτισμός. Είναι σαν να λέμε ε, τουρισμός και κομμουνισμός. Σίγουρα τελειώνουν ο σεισμός και τα δύο, γιατί έχουν γίνει και τα δύο ιδεολογίε. Αλλά από διαφορετική εφετηρία το κάθε ρεύμα. Από τον Μάρξ, από ένας συνολογραπτών το ένα, από κάτι άλλο το άλλο. Το κάτι άλλο δεν είπα ότι είναι ένα ηθικό φιλοσοφικό ρεύμα, ούτε ένα απλά ηθικό ρεύμα, αν και δεν θεωρώ ότι φιλοσοφικό ή απλά ηθικό ρεύμα είναι κάτι κακό. Είπα ότι είναι ένα ηθικό πολιτικό ρεύμα, δηλαδή πάντοτε ο αναρχισμός ως πολιτική <κυκλή> δράση, ως σύνολο απόψεων, ως σχέση συνεργασίας, δεν ήθελε να καθυποτάξει στον πολιτικό στόχο τα ηθικά αξιακά διλήμματα. Αυτό είπα. Κάτι που δεν είναι ο μαρξισμός. Είναι λοιπόν ένα ηθικοπολιτικό ρεβανάρα. Ρε, είπα που ποτέ δεν ήθελε να καθυποτάξει, α, να υποτιμήσει τα ηθικά διλήμματα που συνεχώς έχει μπροστά του κανείς στο κοινωνικό πεδίο. Είτε είναι σε μια συνέλευση, είτε σε μια ερωτική σχέση, οπουδήποτε. Είτε είναι σε μια σχέση μητέρας-παιδιού. Είτε είναι σε μία σχέση επικοινωνιακή ή καθαρά μονόπλευρη. Έτσι και μιλάει, ας πούμε, σε ένα μεγάλο κρατήριο. Τώρα, αυτό ήταν το πρώτο για το ρεύμα. Για την ακρίβεια είπα ηθικοπολιτικό ρεύμα. Ε, αν είχαμε μία καθαρά ιστορική συζήτηση, φυσικά και θα διαφόριζα αυτά τα ρεύματα χάρη τη συνεννόηση πολύ καλύτερα. Γιατί φυσικά έχουν πάρει σε πολλέ ιστορικέ στιγμές διαζύγιο αυτά τα δύο ρεύματα. Αλλά δεν ήταν αυτό σωστό, στόχο, τουλάχιστον δικό μου. Δηλαδή, δεν είναι εδώ μια συζήτηση τηλεπαραθύρων. Αλλά νομίζω ε, ένας τρόπος να ανοίξουμε κι άλλες συζητήσεις μεταξύ μα για να συνεννοούμαστε για τα κοινά μας ενδιαφέροντα της κοινάς μα ανάγκης κοινούς μας αγώνες. Το δεύτερο, για την ιδεολογία του αρχισμού. Φυσικά και γίνεται ιδεολογία όπως κάθε ισμός γίνεται ιδεολογία. Το τουρισμός είναι η ιδεολογία του ταξιδιού και της αναψυχής. Η ε, ιδεολογία με την έννοια δηλαδή της κυκλικής κίνησης της σκέψης. Δηλαδή, ενό συστήματος από ιδέες και πρακτικές, που κάποια στιγμή απλά δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτοδικαιώνονται. Φυσικά και γίνεται. Αυτό είναι πάντοτε όμως η στρέβλωση η, α, η αλλίωση των καθαρών αξιών, όπως και στο μαρξισμό. Αυτό το κομμάτι νομίζω το κάλυψε ο Φυσικά δηλαδή γίνεται η ιδεολογία, απλά στον αρχισμό, η ηθική ήταν ο αυτοσκοπό και όχι η ιδεολογική του αυτοδικαίωση ή η πολιτική του επιτυχία. Ποτέ δεν μίλησε με όρου ήττα και νίκη. Γι' αυτό έβαλα και το παράδειγμα του Μαλατέστα, ο οποίο, αν ήθελε να πει ναι, ρε, συνδικαλισμό, αλλά σλόγγαν έλεγε, δεν ήθελε να, να κάνει ιδεολογικά ε, συνθήματα από τη δράση του, ήταν συνδικαλιστή στην πράξη. Αλλά δεν έλεγε ζητό συνδικαλισμό, έλεγε Αμάρε, παιδιά, προσέχετε τα προβλήματα. Δηλαδή, εκεί. Εντοπίζω ανεκδοτολογικά τον ανέφερα φυσικά γιατί δεν είναι ο μόνο. Το στοιχείο αυτό τη μη επιταγή στην, πολι στην πολιτική τη ηθική. Το τρίτο, αν είναι ο αναρχισμό, επαναστατική θεωρία. Φυσικά μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για το τι είναι θεωρία και το τι είναι επανάσταση. Για να μιλήσουμε όμω πάλι εμπειρικά ιστορικά και με τι κοινέ μα προσλαμβάνουσε, γιατί πραγματικά υπάρχουν διαφορετικέ παραδόσει ορισμού τη. Θεωρία θεωρίας και της θεώρησης, όπως και τις εικόνας. Ε, άλλα πράγματα σημαίνει στο Μεσαίωνα το θεωρώ και η εικόνα στο, θεω... στο Μεσαίωνα και άλλο σημαίνει σήμερα. Όχι, ας μιλήσουμε για μια συνεκτική αντίληψη για τον κόσμο, η οποία έχει τις δικές της μετά μεθόδους και ε, κάτω από τις μεθόδους τις δικές της τεχνικές, οι οποίες είναι και εμπειρικές και ιστορικές και φιλοσοφικές. Αυτή η ενότητα, λοιπόν, α πούμε ότι είναι θεωρία. Ε, τότε σαφώς και ο αναχισμός είναι η παραστατική θεωρία. Αλλά, αν είναι και η Ζαπατήστας επανάσταση, φυσικά και είναι, μπορεί να μην είχαν μια μεγάλη νύχτα, μπορεί να είχαν απλώς μερικές στιγμές, το 1994, που συμβατικά αποτελούν την εκκίνηση αυτού του ρεύματος, αλλά η ζαπατήσει είναι επανάσταση γιατί είναι ένα κοινωνικό ρεύμα ε, με την ελευθερία, για την ελευθερία, μέσα από την ελευθερία. Δηλαδή, Πολιτικός στόχος, πολιτικές μέθοδοι και ηθικές αξίες είναι ένα. Με αυτήν την έννοια, σίγουρα ενδιαφέρουν κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για το ηθικοπολιτικό ρεύμα του αρχισμού. Αγκία, τα λέμε έτσι προσεκτικά, αφού έχουμε την ευκαιρία σε τέτοιες συζητήσεις να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ε, δε ξέρω αν ας, ας Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, η απάντηση είναι ναι, ναι, ναι. ναι ιδεολογία και επαναστατική θεωρία, αλλά επειδή είναι ηθικοπολιτικό ρεύμα. Ναι. Και μέσα στην δυτική βέβαια, συγγνώμη, αν μακρυγορό, ε, υπησέρχεται κάθε φορά αυτή η συνθήκη της απέκτησης, η συνθήκη τη επικοινωνία, δηλαδή η πολιτική, αυτό που λέμε. Και η πολιτική πράγματι στην εωτερική εποχή, στην εποχή δηλαδή που κανείς μιλάει με αντιπροσώπευση, δηλαδή σε συνθήκες την οβουλευτικότητας, που μιλάει ε, ε, σε πολύ μεγάλα κροατήρια, που μιλάει με αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, δηλαδή που υπάρχει γραμμόφωνο, μετά ραδιόφωνο, μετά τηλεόραση, μεγάλα στάδια, πολιτισμική βιομηχανία. Σε αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικό ότι ε, ο αναρχισμός προσπάθησε να διατηρήσει ε, αυτήν την αντίσταση στο θέαμα στη διαμεσολάβηση δηλαδή, των κοινωνικών σχέσεων από όλη αυτή την πολιτισμική βιομηχανία, από την εμπορευματική σχέση, δηλαδή, στον καπιταλισμό. Αυτό προσπάθησα κάπω να πω. Και εννοείται ότι εμπειρικά για μένα είναι σημαντικό να βρούμε τις στιγμές που άνθρωποι που έχουν αναφορέ στα δύο ρεύματα συνεργάστηκαν. Τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολα το να πει κανεί για τον Τσαουσέσκο ή για τον Μάο. Εννοώ για κάποιον που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στο κίνημα στην Ελλάδα. Είναι ξεπερασμένα, θεωρώ, από τι μένε στην Κυριακή. Το θέμα είναι να βρούμε ποια είναι τα στοιχεία, τα απελευθερωτικά εκείνα που θα αποστάξουμε από τι δύο παραδόσει. Και τώρα, σε τι θέλει να εγγραφεί ο καθένα. Είναι πραγματικά θέμα ταυτότητας που δεν το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω και οι περισσότεροι από εμάς για να βρισκόμαστε εδώ μέσα. Να κάνετε μια ερώτηση. Ναι. Βίλω στο λόγι λίγο. <Σ símme> Α, ένας που δεν μίλησε <πί�> και, και μετά. Εσείς το πάτε. Ναι, θα ήθελα να σας ερωτήσω αν... προωρήθηκε πως... Η εξόδουση των εστιατορ θα μπορούσε να επιδεχθεί και χωρί την βιολογική εξόδουση. Φυσικά. Αν όχι με ποιου λεφτού θα μπορούσε να επιδεχθεί η βιολογική εξόδουση να το αφήσουμε ανοιχτό. ανατρέξουμε στην πύρα. Είναι πολύ καλό Εγώ είδα, ναι. να τρέξουμε σκοτζό. Ναι. είναι; πολύ είναι; Τι είναι; Τι είναι; Τι είναι; Τι είναι; είναι; Τι είναι; είναι; είναι; Δεν πρέπει να ψάχνουμε μία θεωρία, να βάλουμε τις ιδέες της, τι λέει, δεν λέει, ποιος λέει, πρέπει να βάλουμε μόνο μαζί και να πούμε αυτά που, αυτό το σύνολο, είναι επαναστατικό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ανάπτω. <coughs> υπάρχει επαναστατική κοινωνία. Τη, έχει το επαναστατικό στοιχείο η κοινωνία μέσα της. Αυτό είναι το ερώτημα. Κατά την γνώμη μου το έχει. Κατά την γνώμη μου η κοινωνία χωρίζεται, χωρίς να χωρίζεται βέβαια, σε δύο ρεύματα σκέψη, ένα επαναστατικό ρεύμα σκέψη και ένα συντηρητικό ρεύμα σκέψη, που όταν το βάλει κανεί στην καθημερινότητα μπορεί να το δει και σε πολύ απλά πράγματα. Το πετάω αυτό πρώτου να έχω ένα άλλο που μου χρειάζεται, ή το πετάω την ώρα που ακριβώ πρέπει. Αυτό είναι η διαφορά περίπου μεταξύ του συντηρητισμού και, και τη επαναστατικότητας. Η επαναστατική τάση λοιπόν τη κοινωνία. Εκφράζεται σε επαναστατική σκέψη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οποιαδήποτε επαναστατική σκέψη δεν είναι κάτω από την εμπειρία και της συντηρητική σκέψης, τη συντηρητική πλευράς της κοινωνίας και επομένως εκεί γίνεται, μπορεί μέχρι και να πάψει να είναι επαναστατική. Εκεί είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα το να ξεχωρίσει κανείς σε τι θα διακρίνει, γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν δυακόσες επαναστατικές θεωρίες από την άλλη δουλειά, όπως δεν μπορεί να υπάρχουν 200 πλευρέ επαναστατικές τη κοινωνία. Υπάρχουν όμως δυακόσες επιδοχές επαναστατικών απόψεων, οι οποίες συγκεντρώνονται ή να συγκεντρώνται σε μία, σε μία συνεκτική, σε ένα συνεκτικό σύνολο που μπορούμε να το ονομάσουμε επαναστατική θεωρία. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε, να ξεχωρίζουμε τις λέξεις, δηλαδή άλλο πράγμα είναι η η επαναστατική αλλαγή, να το πω έτσι, τη κοινωνία, που σημαίνει είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, ό,τι και να γίνει, όσε υποχωρήσει, όσε ήττε, η επαναστατική αλλαγή τη κοινωνία είναι υποχρεωτικό πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Και την επαναστατική αλλαγή τη κοινωνία την κάνει κυρίω η αντιδραστική. Αυτοί είναι που αλλάζουν τι δομέ, γιατί έχουν την εξουσία να τι αλλάξουν. Και δεν μπορούν να μην τι προσαρμόσουν στην κατάσταση. Από εκεί και πέρα, όμως, στο επίπεδο της εξουσίας, λειτουργεί η συντηρητική σκέψη. Η κοινωνία αλλάζει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξει η κοινωνία, γιατί δεν του συμβαίνει να αλλάξει. Θα βρεθούν σε μια θέση και δεν είναι μονάχα οι, οι, οι κατόνομα συντηρητικοί και αντιδραστικοί που δεν θέλουν να βρεθούν σε άλλη θέση. Αυτοί βρίσκονται οι πολύ πιο εύκολα. Είναι πολλές φορές οι επαναστάτες που δεν θέλουν να αλλάξει η κοινωνία. Γιατί έχουν συνηθίσει μια επανάσταση, ένα στυλάκι, το βλέπουν. Δηλαδή αν θέλει και εδώ στη κουβέντα που έχει, να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πώς να αλλάξει η κοινωνία όταν εμείς έχουμε καθιερώσει την παράγωσή μας, τη φοβερή, τη μαρξική κτλ. Ένα μαγαζάκι πούμε εδώ, το οποίο το συνήθουμε με χιλιαζόν. Έτσι τίθεται το ζήτημα. Και υπάρχουν και στην καραρχία λοιπόν, μαγαζάκια που θέλουν να διατηρήσουν την ύπαρξή του. Εμά τι δηλαδή, μα ενδιαφέρει σαν άτομα. Και εγώ σαν άτομα ξέρουμε του πάντε. Αρχίζοντα από του πιο φασίστε και φτάνοντα μέχρι του πιο <coughs> Τι μα συμφέρει σαν άτομα, να καθορίσουμε τι μας συμφέρει εμά προσωπικά σαν άτομα. <coughs> Πώ αναπτυσσόμαστε εμεί. <coughs> το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι σε ποια θεωρία εντασσόμαστε. Αλλά κατά η δική μας σκέψη είναι παραστατική σκέψη. Εδώ είναι το Και τότε, αν έχουμε παραστατική σκέψη, έχουμε έναν ρόλο να παίξουμε οπουδήποτε. Υπάρχει μια ερώτηση για τον δάσου από τον Νίκο. Α, το και υπάρχει και αυτό για την Χρυσή Αυγή που είπε όποιος θέλει να απαντήσει στην ερώτηση. Ε, ερώτηση Καταρχήν μια διευκρίνηση, γιατί το είπα και στην αρχή ότι όταν αναγκάζει για πάρα πολλά ερωτήματα να δεις λίγο και ποδικά κάποια φορά, μπορεί να παρεξηγήσει ε, εγώ μίλησα για ητα όσον αφορά την έκβαση τη ταξική πάλη των αιώνε. Δηλαδή υπήρξε για μια περίοδο η, η ταξική πάλη μέταξη του πυρασμού λαών, εργατική τάξη και κεφαλαίου, υπήρξε μια νίκη, μια πορεία προ τα και από ένα σημείο και πέρα, δεκαετία του 1950 και μετά, δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο σε ένα κρίσιμο όριο. Υπήρξε η αντίστροφη πορεία. Σαν έκβαση τη ταξική πάλι στον αιώνα μα. Και όχι σαν η νίκη μια θεωρία. Αυτό, σαν διευκρίνηση. Ε, για την πρωταρχική θεώρηση και την αντίσταση. Θα μετρέψετε να πω κάτι που ήθελα να πω λίγο όσον αφορά το, το φίλο α πούμε για την κοινωνική επανάσταση και την πολιτική εξουσία. Απλώ ένα παράδειγμα απλό. Έτσι, να μιλήσουμε απλά. Όταν. Το σύστημα ήδη ότι απάνει να γίνει κάτι επικίνδυνο, ποιο, να συνδυθούν, να το πούμε, κωδικοποιημένα, οι πλατείες του δρόμους; Δηλαδή, τα στρώματα νομογραστικά που έβγαιναν στις πλατείες με κάποιο δυναμικό που είχε χρόνια μέσα στους αγώνες, επέλεξε ιδεολογικά, πολιτικά και, στο τέλος καταστατικά να σταματήσει τη συνάντηση. Θυμάστε τη δυσμάχηση μια μέρα που ήταν στο Σύνταγμα. Έτσι. Δηλαδή, το κίνημα, δεν είχε την ικανότητα να υπερασπίσει την παρουσία του στο Σύνταγμα για μία μέρα. Και φαντάζεται κάποιο για του αμφάβητου διευθυντέ τη πολιτική εξουσία ότι μπορεί να υπερασπίσει την απαλωτρίωση των απαλωτριωτών, δηλαδή αυτών που έχουν σφετεριστεί το κοινωνικό πρότυπο το του Νεσίτα, του απαλωτριώσει και απέναντί σου δεν θα αντιταχθεί, αντιταχθεί η πιο σκληρή, η αντισόπιτη βία. Και πώ θα αντιταχθεί σε αυτή τη βία. Δηλαδή η Χιλή, να μια διαφοροποίηση, γιατί υπάρχει ο μαξισμό, ο ρεφοδομισμό και ο αναρχισμό, αν θέλετε να είμαστε πιο συνεπεί στη συζήτηση. Η Χιλή δεν έχει σχέση με το 8 το 17 Η Χιλή ήταν αποτέλεσμα μια αυταπάτης, που οδήγησε τον χιλιάνικο λαό σε 30χρονη δικτατορία. Δηλαδή η άποψη που έλεγε ότι λίγο σχολεί, αν πάρω εγώ την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πάνω κάτω η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκιλιά δεμένα. Θα εφαρμόζω τι σοσιαλιστικέ μεταρρυθμίσει και ο Αλήλιο Προσέξτε ήταν γνήσιο ρεφορμιστή. Δηλαδή το πίστευε αυτό, δεν ήταν από αυτού που κάνουν υπολογισμού. Και τι έγινε, πόσο, για πόσο καιρό τον άφησε η άγουσα τάξη τη χειλή, η αστική τάξη τη χειλή και ο Αμερικανό υπεραλισμό να πάει να εφαρμόσει αυτό που πίστευε βαθιά μέσα για τη σχέση τη πολιτική εξουσία με μια πραγματική επανάσταση. Δηλαδή, έτσι. Για να καταλήξει μετά το ΚΑΠΑΚΑΒΙΑΙΑΣ λέει Αφού δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μα την εξουσία, α και μεταστικά κόμματα. Ο ιστορικό συμβάσμα στον Περλίγουε. Δηλαδή ακόμα πιο δεξιά. <coughs> είναι ο καθένα τι ιστορικά διδάγματα βγάζει από την ιστορία του. Η ιστορία δεν την έχουμε για να την απατήσεις. μελετάμε για να δούμε πώ θα κάνουμε. Α απαντήσω και το άλλο. Όσον αφορά την πρωτορική συσσόρευση, ναι, είναι όντω. Αν και η πρωτορική συσσόρευση, ο Μάξ ανέφερε τη διαδικασία μέσα από την οποία με δηλαδή διώχθηκαν. Οι αγρότε από τα χωράφια του, όταν στη μετάβαση από το, από το θεοταρχείο στον καπιταλισμό και ε, άρχισαν να διαλύονται οι συντεχνίε τη πόλη, αυτό είναι α πούμε, άρχισαν οι διαδικασίε τη πλουδαρχική όπου όλα, λέει ο Μάξ είναι μια ιστορία γραμμένη μέμα, και όντω είναι γραμμένη μέμα. Άρα, με αυτή την νέα, πώ κάνει τη μεταφορά. Στην Κίνα, στην καπιταλιστική Κίνα, για να εξηγούμαστε, υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Εκατομμύρια αγρότε ξεριζώνονται. Από τη, τη γη του και μεταφέρονται στι ανατολικέ ακτέ όπου δουλεύουν σαν σύγχρονοι μισθωτοί δούλοι για τα υπερκέρδη του και του, του, του, του, του κεφαλαίου και το κεφαλαίο της αστική τάξη τη Κίνα, τη νεο αστική τάξη τη Κίνα και των διαφορών εμπελεστών που παίρνουν και τα μονοπόλια, Ιπέν, η Βιέννη κλπ. Το ίδιο γίνεται στην Ινδία α πούμε. Θα συζητήσουμε του αμφαντίστε. Γιατί υπάρχει σιγή ηχθείο από όλη την αριστερά για το KKK ενδυασμό οίκοτα. Τέλο, το κάνουμε σε μια αντιπαράθεση. Αυτό ο αγώνα είναι παθκλά. Δηλαδή, επειδή οι Ινδοί αγρότε και εργάτε είναι κάτι υποτιμητέο, α πούμε, γιατί υπάρχει μια σιγή ηχθείο για τη μάχη που δίνει το Μαοϊκό Κόμμα εκεί και έχει φτιάξει μια κόκκινη ζώνη που διατρέχει το 1 τρίτο τη Ινδία. Και κανένα στην αριστερά δεν μιλάει γι' αυτό. Θεωρείται. Παροχημένη διαδικασία που υπερασπίζουν, α πούμε, του χώρου του από, τον, από ε, τα κοράκια που έχουν πέσει στην Ενδία. Σε συνεργασία με, αστικά, με την αστική εντάξει τη Ενδία που θέλει ένα άλλο ρόλο περιφερειακό στον κόσμο κτλ. Αλλά στο να γυρίσω, υπάρχει και εκεί που θα αρχίσει όρεξη. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια διαδικασία που θα αρχίσει με την εξή Ότι παγκόσμια γίνεται μία προσπάθεια να απαλλατριωθούν οι εργαζόμενοι από οποιοδήποτε δικαίωμα αυτό είναι η μεταφορά άρα τα Ποταρχής από οποιοδήποτε δικαίωμα για να κατακτήσει αυτόν τον αιώνα, στον προηγούμενο αιώνα. Με αυτή την μπορούμε υπάρχει άρα και μία μεταφορική σημασία της έννοιας Ποταρχής Όρισας, έτσι που εμείς. Ε, και δεν μα πειράζει να χρησιμοποιεί κάτι. Εμεί δεν ε, είπαμε και πριν. Εμά δεν, ε, ε, ε, ε, ε, δεν είναι ότι αν χρησιμοποιήσω, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια επειδή χρησιμοποιεί κάποιο άλλο. Εμεί προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό που καταλαβαίνουμε, με αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ε, μια ανάλυση. Δεν λέμε ότι, ε, ε, ότι τα ξέρουμε όλα. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάλυση. Αν η ανάλυση κάποιε πλευρέ τη άλλο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για το αντίσταση. Διευκρίνηση. Κατά τη γνώμη η κοινωνική και ανενέγκια οικονομία εγώ δεν τη θεωρώ μέρος τη αυτής, θεωρώ μέρος τη που δίνει ένα τμήμα, όχι μόνο του αρχικό χώρου, και τμήματα της αριστεράς, ας πούμε, κύρια κύριε, κύριε δωρο, δωρο, δωρο, γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τμήμα της ρεφορμιστικής ευθύνησης. Η οικοδόμηση είναι σίδωνο. Δεν το θεωρώ τμήμα, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι, της αντιστασιακή διαδικασία. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι σήμερα που απολυτερώνει το δικαίωμα για δουλειά, που απολυτερώνει ουσιαστικά το δικαίωμα για ζωή στον κόρο, στη, στη, στη, στην Ελλάδα, θεωρώ κρίσιμο σημείο, και σε αυτό συμφωνώ με το όνομα της που σας ξεχνώ, ότι έχει κρίσιμη σημασία να βρεθούμε στις μάχε αυτές. Σε αυτές, να το πω έτσι εγώ νιώθω, γιατί εμείς μια μικρή οργάνωση. Νιώθω ότι εκεί θα συνδεθούν, εμείς εσύ το νιώθομαι, ότι εκεί θα συνδεθούν, θα συνδειχθούν οι πρωτοπορίε, οι άνθρωποι και τα κινήματα που έχει ανάγκη ο μέσα στη φωτιά τη πάλη για το δικαίωμα στη δουλειά, για το δικαίωμα στη ζωή, για το δικαίωμα, ε, το δικαίωμα να μην είμαστε έρμεο τη υπερεστήστρου ήκα και των κυβερνώντων, για, για το δικαίωμα του ανέργου να μπορεί να έχει δικαίωμα στη δουλειά, για το δικαίωμα του νέου να μπορεί να σπουδάζει. Εκεί, στα ταπινά, Στα ταπινά. Για το δικαίωμα τη άμα που έχει φύγει να είχε ηλεκτρισμό και όχι μαγκάρι για να μην πετάνει, σε αυτά τα ταπεινά πρέπει οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι να ξαναπάρουν την υπόθεση στα χέρια του. Σε αυτά εμεί δεν έχουμε καμία προπόθεση. Φίλε και φίλοι. Καμία προπόθεση. Τι δηλαδή η ιδεολογία κουβαλάει, να το πω έτσι, στο μυαλό του καθένα. Θα βρεθούμε σε αυτή τη μάχη. Θα βρεθούμε σε αυτή τη μάχη. Και μέσα σε αυτή τη μάχη, και όσο θα την δηλαδή, βοηθήσουμε. Να, να μπει και ο μας στη μάχη, να ξαναμπεί με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ο λαός μας θα αναδείξει, θα αναδείξει εκείνο το πράγμα, εκείνες τι μορφές οργάνωσης, εκείνα τα εργαλεία της πάλης και εκείνες τις συλλογικότητες του ανθρώπους που θα υπερασπίζουν, θα προωθούν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ο έχει ανάγκη. Ότι θα κάνουν πάλι και θα κάνουν αγώνα εν ονόματί του ή αντί για αυτό. Γιατί υπάρχει ένα κουσούρι μεγάλο που κληρονόμησε η υποταγμένη αριστερά και διαμπότσε χιλιάδες, σε χιλιάδε συναντήσει τον αριστερό κόσμο. Τη λογική τη ανάθεση. Ότι στο αναθέτω εσένα να κάνει κάτι. Mm. Δεν είναι μια λογική μαξιστική. Δεν είναι λογική υπομονιστική η ανάθεση. Δηλαδή στο αναθέτω εσένα στι εκλογέ. Είναι η πιο κοινοβολιστική λογική. Στο αναθέτω εσένα να με κάνει στο κοινοβούλιο. Στο αναθέτω εσένα στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΔΑΤΗΣΟΜΑΤΗΝΟ να παλέψει για μένα. Στο αναθέτω εσένα να εκπαλέψει γενικά για τη δικιά μου τη ζωή. Αν ολόζεται δεν παλέψει τη δική δηλαδή, αυτούς, δεν μπορεί να παλέψει κανένας για πράγμα. Άρα λέω, έτσι νιώθουμε, βλέπουν τη δικασία της αντίσταση, διαφορετικά. Και να πω κάτι, εμείς νιώθουμε α, αλήθεια, σε αυτή την αντίληψή μας, ότι είμαστε μόνοι. Νιώθουμε πολλές φορές μόνοι. Θα πω. Η αντίσταση, ειδικά στην αριστερά. Δηλαδή ε, ακούμε στο οστίλ. Η αντίθεση δεν φτάνει. Και είχαμε πάλι το ερώτημα, δεν φτάνει ή δεν τη Ο μας δηλαδή ζει τώρα, είτε έστε χρόνια που ζει αυτή την καταπαράδοση, έχει έστω και μία νίκη. Για να περάσουμε από την αντίθεση στην αντεπίθεση. Να το πω πιο λαϊκά. Αν δεν φτιάξει ομάδα και δεν έχει κάνει ονοματοφύλακα και τόσοι είναι και θα μιλάει για την Αυτό. Άλλο Ισχυρέ, άλλο Αλληλέγγυο και Οικονομία είναι μια σειρά πράγματα που εντάξει. Έτσι. Και να τελειώσουμε το εξή: Γιατί ο Νίκο προσπαθεί να, να, να, να θέσει κάποια ζητήματα στον αφορά τον άνθρωπο. Εγώ λίγο διαφωνώ. Ο Μαχισμό είναι για τον εργαζόμενο άνθρωπο. Απλά δεν μιλάει, δεν έχει αιώνιε αρχέ και αλήθειες. Γιατί καμία αρχή δεν είναι αιώνια και καμία αλήθεια δεν είναι αιώνια. Και αυτή είναι η αντίθεσή μα όντω με τον αρχισμό. Που θεωρεί ιδεαλιστικό ότι υπάρχει κάτι Όχι, Όχι, υπάρχουν ιστορικέ κατηγορίε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ηθικοί. Τι πιο ηθικό, από το πιο σπουδαίο καθήκον που έβαλε οι ανθρωπότες στον εαυτό της μέσα στον στο, στο, στο κομμουνισμού, να καταργήσει στην εκμετάλληση και καταπίεση από αυτόν τον πλανήτη. Ε, σε αυτή τη ζωή και όχι στην επόμενη. Είναι το πιο ηθικό πράγμα στον κόσμο. Ε, Λεία, θες να Α, ένα απλά απλά, και αυτό, δεν... κάνεις ένα σχόλιο για αυτό. επειδή κανείς δεν το σχολιάζει, αλλά επειδή το θεωρήθηκε δύσκολο, ούτε, το ερώτημα... Όχι, με το για μένα η μόνη απάντηση είναι ε, ένα περιστατικό, πάρα πολύ πρόσφατο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που επιτέθηκαν στα γραφεία της χρήση της Αυγής, πήγανε μέρα και τους είπαν «Κατεβείτε κάτω». Ούτε πήγαν να εκτελέσουν κανέναν νύχτα, ούτε διάλεξαν κανένα τυχαίο θύμα, ε, που ήταν μέλος τη και βρέθηκε έξω από, τη.. από τα γραφεία. Και μάλιστα τα δικαστήρια αναγκάστηκαν να τους αθώσουν προχθές. Okay, κάτι <συγελόφει> να, να, να <συγελόφει> όχι, κάτι πω πω. <συγελόφει> uh, α, σημαίνει αυτό. Να πάρει την εξουσία για μένα αυτή είναι μια παραβολή που <συγελόφει> λέει πολλά πράγματα. <συγελόφει> <συγελόφει> Όταν κάτι πάρουν την εξουσία, στις καταλήγες τους εγωρίες και τότε μη θα πάρει ποιος και πειραθέσσερα τους πάρουν, που... Μα πώς θα την πάρουν, εγώ... Εγώ σου πηγαίνω και ένα σύλλογο, που μέχρι πριν μερικά χρόνια όλοι λέγανε, εκεί έχει πάρα πολλούς φασίστες, με το που πραγματικά φάνηκε σε ένα πεδίο που παραδοσιακά θεωρείται ότι έχει σχέση με τη βία, όταν πραγματικά φάνηκε ποιοι πραγματικά είναι αυτό το κόμμα, σε αυτό το συγκεκριμένο σύλλογο, με τον οποίο δεν έχω καμιά προσωπική σχέση, γιατί δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο και τέτοια, σε αυτό το συγκεκριμένο σύλλογο μειώθηκαν αυτέ οι τάσει. Και με αποτέλεσμα αυτό ο σύλλογο που ανέλαβε το ιστορικό βάρο πριν τη δολοφονία του Φίσα, πριν δηλαδή κάνει η κυβέρνηση αυτή την περιεριστροφή προ τον αντιφασισμό, ε, ανέλαβε την αυτοπεποίθηση τη δική μα, του αντιφαστικού κινήματο. Ανέλαβε δηλαδή να κάνει αυτή την επίθεση, έτσι. Ούτε με φυσική εξόδου τίποτα. Λέγοντα, Ελάτε τώρα να δούμε να λογαριαστούμε. Αυτό είναι. Θέλει κάποιο να κάνει κάτι. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Η λογική. Πάω και εκτελώ, εν ψυχρό, δύο ανθρώπου επειδή είναι εκεί και είναι μέλη. Αυτό είναι μια βαθιά επίση φασίσουσα λογική. Που συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε από του μηχανισμού να ηρωικοί σου κιόλα. Όχι πια τους ανθρώπους, αλλά αυτό το φασιστικό-ναζιστικό μόρφωμα είναι, είναι πολύ, πολύ μακριά πολύ ε, ηθικά, πολιτικό, όπως θέλετε, πάρετε από μια τέτοια Βαθιά αντιδραστική λογική. <Συλίτερα> το ίδιο απέκτητα είχα νιώσει όταν νά, κάποιοι νόμιζαν την 11η του 2001, όταν <Συλίτερα> ο Αμερικανικό Οργανισμό ανοίχτηκε να γίνει αυτό για να ανοίξει την άλλη ιστορία. Όταν φεύγαν πα τα παράθυρα χιλιάδε άνθρωποι και σκοτώνονταν και κάποιοι χειροκροτούσαν και ένιωθαν πάρα πολύ ωραία που τα άντρα του καπιταλισμού συντρίβονταν. Είναι πολύ μακριά από τη δικιά μου όσο μπορώ, δεν μπορώ να πω και τη λέξη που ομορφιλή πρέπει να τη πολύ <Συλίτερα> τέτοιο. Προσπαθούμε να είμαστε. Είναι πολύ μακραία από μένα. <συγλώνα> Αυτό το φαινόμενο μπορεί να χτυπηθεί <συγλώνα> μέσα στο λόγο μαζικά και να... <συγλώνα> και είναι άλλο να έρθει κάποιος <συγλώνα> εχτύπησε, να σε να τέψει και να την περιοσπήσει στον εαυτό σου και άλλο να είναι ψυχρό. <συγλώνα> τέτοιο να, να δολοφονήσω δύο ανθρώπους επειδή <συγλώνα> είναι <συγλώνα> έτσι στις <συγλώνα> Εγώ έτσι. <συγλώνα> και με <είμαι κάθετα> ότι <συγλώνα> το δεν το χτυπάει. Δηλαδή, τους είπαν ότι για κάθε ένα που τα θα σκοτώσουμε. δύο. Αυτό το έλεγαν οι Ναζίες την κατοχή. Συγγνώμη να σου πω, ε, αλλά επειδή δηλαδή, θα έχω για <στορυκά> Αυτό το έλεγαν να την κατοχή. Ε, κοίταξε και στις τα συνθήματα που τα που τους κάνουν ήταν όλους, και αυτά ήταν Αυτό το πρόβλημα και έρχεται, δεν μπορεί να βρείτε επειδή αυτό με τους φασίστες στην πλατεία μην το λέμε και το ξαναλέγουμε εμείς ξέρω Και το θέσουμε μπορεί να το εκεί και χωρί χωρίς μόνο αν η άλλη παιδιά πιστομική ΒΙΑ. Όχι ο διαδίκοντης ΒΙΑ. είναι αυτό όμως ΒΙΑ, αυτό Να πω, κάτι Είναι λίγο μόνο η άλλη δολοφονία. Ωραία, σεβαστή η γνώμη και ερωτήσει. Θέλει και κάποιο άλλο για να κλείσουμε κάποιο yeah, που θέλει yeah, να κάποια, yeah. κάποια τελευταία ερώτηση, και μετά να δώσω αν θέλει κάποιο από του ομιλητέ να πει κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. <σομίως> κάποια τελευταία μικρή τοποθέτηση. Μην ανοίξουμε τώρα μεγάλη η ερώτηση που θέλει κάποιο να κάνει. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εντάξει, αν θέλει να θέλει Υπάρχει μια ιδέα. Και, να, αυτό έχει ήταν η ε, συζήτηση πάνω σε αυτό. Γιατί mm. η βία δεν είναι, όπως και να το λέγεται ο κ. ο οποίος έχει και όμως πολύ άνθρωποι να, να κάνει μια χαρά. Η βία δεν είναι ό,τι δράμε. Υπάρχει βία με και υπάρχει βία με θετική. Άλλο πράγμα είναι το να πιάσει στο χέρι, που πάει να σκοτώσει ή και σε δύσκολες περιπτώσεις τον σε <σομίως> είπα, να τον προλάβεις να φουτώσεις εσύ πατουλασίς το δώσεις εκείνος. <σομίως> και πρέπει Και άλλο πράγμα είναι να φτιάξουμε δύο μαναζιά, ένα από εδώ και ένα από εκεί και να έχουμε να στον άλλο. Ωα, <σομίως> <σομίως> oh, λένε <ας> <σομίως> <σομίως> είναι το ίδιο. Εδώ είναι η παρεψήγηση. Ο πασισμό δεν είναι κάτι που βγήκανε κάποιοι κλιματίες, όπως λένε, και Μπορεί να φτάνουν στο έγκλημα που ο κυκλικός μας τελείως έφτασε να εγκληματίσει κατά της ανθρωπότητας, γιατίς ουσιαστικά έτσι και να είναι υπεύθυνος για, για τον πόλεμο τον ίδιο. Και, αλλά δεν πάει να είναι ένα κοινωνικό ρεύμα. Το κοινωνικό ρεύμα μπορεί να η επαναστατική αντιμετώπιση του μπορεί να της σταματήσει. Η οποία είναι... όχι, η οποία όχι είναι... Νίκρο. όχι, η οποία νίκρο. είναι... Όχι, νίκρο. Νίκρο. Όχι, νίκρο. Νίκρο. Σε συμποχηγό εκεί παιδά. Άπε διάπτυα το δοπλή σας, άπε διάπτυα. στο της Αυτό λέω. Έχει να ράσκεται. Γιατί, είναι ή έχει... δύσκολα Δύσκολα και να γιατί. νομίζω ότι αυτή Τώρα πρέπει να παιδιά, του Φιλάννη. Τώρα δεν μπορούμε να το λύσουμε σε πέντε λεπτά, ότι αν θα συνεχιζόταν να περισσότερα... Είχαμε δί και ήδη, ας πούμε, και δεν είναι Εσύ το ότι να πρέπει να έρθει αυτό είναι πολύ λυπηρό για την ελληνική κοινωνία τότε, αν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ λυπηρό για σε εμάς, για την ελληνική κοινωνία, δεν είναι. Είναι ψένο, Προ, εντάξει με υποθέσεις. Προτιμώ να μην το συζητάμε αυτό. Με ποια όχι, όχι. Είναι δεν, εννοώ ότι... είναι δεν εννοώ ότι πρέπει να φοβόμαστε να το συζητάμε. Εννοώ ότι ορισμένα ζητήματα δεν είναι ζητήματα συζήτησης. Είναι ζητήματα άλλων δραστηριοτήτων ανθρώπινων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Όχι. Είναι μεγάλη παρακμή, για παράδειγμα, να βρίσκονται 50 άνθρωποι και να λένε πώ θα βασανίσουμε τον εχμάλωτο. Αυτό θα κάνουν οι στρατοί. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ανθρώπινο όταν σου καίνει το σπίτι να βγαίνει να το υπερασπίζει με τον τρόπο που μπορεί εκείνη την ώρα. Δεν θα κάτσει όμω να συζητήσει του τρόπου με του οποίου θα χδάρει τον αντίπαλο, θα εξοντώσει φυσικά τον φασίστα και όλα αυτά. Αυτά δεν είναι θέμα του ανθρώπινου λόγου. Δεν τα έκανε όλοι, είσαι αρχίτησαν ένα νομμάριο... Παιδιά, είναι, μία, subscribers... φύγει έχει φύγει από το πεδίο της συζήτησης. Το συνεχίζουμε και αρκότερα. Όχι, τι πήρα. Πέταξα την πάλα. Αν είναι πάλι για τη βία, ας μην το συνεχίσουμε τώρα. Επειδή δεν είναι και το θέμα ακριβώς αυτό. Εγώ είμαι αυτός των 50 που ψάχνω τρόπο να φασανίσω τον 1 και διξύ αυτή είναι ο 1, ας πούμε... Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι, αλλά το αν η κοινωνία η ελληνική πραγματικά χρειαζόταν μια τέτοια ψυχρή εκτέλεση για να φοβηθεί σημαίνει ότι το μόνο της κίνητρο είναι ο φόβος και ο φόβος είναι ένα αρρωστημένο ψυχοπαθολογικό κίνητρο για να μην είναι κανείς φασίστας δηλαδή αν είναι να, είμαστε, να μην είμαστε φασίστας επειδή φοβόμαστε τελείωσε, αυτό εννοώ ε, υπάρχουν κάποια χέρια, μισό λεπτό. εγώ να μην είναι ε, το μισόλεπτο... θυμάμαι να βρω στα φάρμακα το κύσινα πατίσε του όμως μήν είναι χεισμένο η σκηνή Βένη σε παρακαλώ για να κλείσουμε ναι, για να δώσω και εμάς μας ο Ζωμίγκες να κάνω τι τελευταίε τους τοποθετήσει. Άνθρωποι, ναι, Βασικά θα πω την τελευταία ερώτηση, αλλά δεν θα έχει ένα ιστορικό χαρακτηριστικό χαρακτήρα. δηλαδή δεν θα πω πώς η ιστορία και η δικαιώση των μαρξιμότρων αναδεισμού έκανε από τους δύο. Θα το πω στο παρόν, πώς η ιστορία δικαιώνει τον μαρξιμότρων αναδεισμό, είκαν ένα από του δύο σήμερα. Τουλάχιστον πώ το βλέπετε εσεί. Πολύ για το τέλο. Θα Τα είπαμε κάπω. Σα πρίξαμε με την ελεύθερη δια διαμονή. Σα πρίξαμε πια. Συντομή. σε εξοπλώσαμε. Ναι, ναι. σω να μπορούσε να πει σαν τρόπο για το μέλλον να δικαιώσει τι δύο αυτέ θεωρίε. θα ήθελα. Γιατί τέτοις πήγαμε έργονα, γιατί με ρέθισε το, διά, το θέμα του, της συζήτησης και συμφωνώ με πολλά από την ακούστηκα με το Φούλιο ότι ο μαξισμός δεν είναι όσο να αποτελεί ιδεολογία αλλά κυρίως ιστορία, αλλά θα να είναι ο μαξισμός ε, για χρονικούς. Θα ήθελα όπως αν μπορούν να μας πούνε οι ανοιγίτες, αν πήραμε ναι, αν βλέπουμε ότι μπορείς στο, στο άμεσο πλήρως και με βάση τα υπαρχά προβλήματα που πάθηλα πολύ έντονα, αυτές οι δύο επιφανειακά αντίθετες να συνεχίσουμε σε αυτό που όλοι προσβαίνουν. γιατί δηλαδή, προσωπικά θα λέω το αναγνωσιμό και αρχίστην κουρασμό, είναι κάποια πρόοδηση εντός μετάξυ, η ομιλία γραφώνει αναβουλεύει τις που έχει. Από ποιο λάδι, το ονοματικό συμμασμό μου νομίζω είναι αρκετά κετάφερ καρά και το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί κάτι κάτι και κάτι τελευταίο σε σχέση με μπροστά, τον κύριο χείριος μπροστά κατοδοτηρισσέρωμε όλοι του κόσμου και βρίσκονται πασίστες είναι κοινωνικό ρεύμα, δεν είναι κοινωνικό ρεύμα, σημασμός είναι μικροαστικό ρεύμα του στην αρχή που να μιλήσουμε του <ε che um, um, yeah. uh, uh, ho yeah. तो आगे उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो Είναι राजनीतिक नहीं है। देना ε, θέλει κάποιος από τους να κάνει μια τελική τοποθέτηση για να κλείσουμε. Όχι, okay, Νίκο, εσύ ίσως, γιατί κάποια... <σχυρίζει> Άρα, δεν, δεν θα εσύ. ήθελα να ξαναμιλήσω, μόνο έτσι για το λόγο της ενότητας, ναι. γιατί εγώ το είπα <σχυρίζει> λίγο διχαστικά. Μιλήσε. Ακριβώς γιατί για εμάς τα παιδεία δια... της πολιτικής, της θεωρίας, της ταξικής πάλης είναι διακριτά και καθένα από αυτά έχει διαφορετικές αντιθέσεις. Αν στον χώρο της θεωρίας τώρα τζαρτζαριζόμαστε λίγο και καλά κάνουμε για να πάει μπροστά η θεωρία, σε άλλα παιδεία η αντίθεση είναι άλλη. Και εκεί συνήθω και μαρξισμός και αναρχισμός και της Παναγιάς στα μάτια είναι από τη μία πλευρά και καλά κάνουμε. Και ίσα ίσα εμείς διακρινόμαστε για την υψηλή Μπακαλική με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτές τις ας πούμε, και με τον διάβολο και με όποιον άλλο. Και νομίζω ότι αν έχει κάτι να μας προσφέρει στο σήμερα, είναι αν αυτές οι χιλιάδες Εργατόρε συνελεύσεων, συγγραφή σελίδε, μελάνε κτλ., μπορούν να μα βοηθήσουν ω εργαλιάκι στη συνέλευσή μα, στην πλατεία μα, στη γειτονιά μα, στο κόμμα μα, στο συνδικάτο μα, όπου πορεύεται ο καθένα. Και νομίζω ότι συνοδοηθάνε. Πριν να πει κάτι, να μην το πολύ σύντομο, όμω πάνω σε αυτό που λέει η εικόνα στο σύνταγμα, με του απεριστροφιαστέ να τσακίζουν το σύλλογο, του. Ο Παγούς του Καβάνα, το Ιστορικού Μα, μα τι λες Λοιπόν, του Βίκον, να πω εγώ. Δεν νομίζω ότι η ιστορία λειτουργεί μόρους δικαίωσης και μη δικαίωσης. Η αναγέννηση του αγκλευθερωτικού οράματο, εγώ πιστεύω ότι έχει πιο πολλές π Άλλο πιστεύει το άλλο. Ό,τι και να πιστεύω εγώ ή ο άλλο, η ίδια η πράξη θα απαντήσει ω εξή το ερώτημά. Ποιοι και πώ θα υπηρετήσουν αυτή την αναγκαιότητα. Και θα είναι αμήλικτη η ιστορία στην απάντησή σα. Είτε προ εμένα είτε προ τον ποιοδήποτε άλλο, αν δεν απαντήσει. Είτε και ένα προσωπικό ή προσωπική τέτοια. Δηλαδή τα ερωτήματα ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά ήταν απέραντι. Δηλαδή θα έλεγα κάποια στιγμή, επειδή χάνεσαι αυτό που λέει ο Νίκο, δηλαδή η συγκεκριμένη ανάλυση τη συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι τόσο απέραντι τα ζητήματα που λεει ο νικο δηλαδη συγκεκριμενη αναλυση τη συγκεκριμενη κατασταση ειναι τοσο απεραντι τα ζητηματα που καλά κάναν και μα απλά λέω ότι δεν και όλου μα. Ευχαριστούμε πολύ ευχαριστούμε να διετάξει αυτό. Δεν καλά να μαζηματίσουμε για αυτά που βλέπουμε να ακούμε θέματα, nel stesso eh dimisero tantissimi. Ma viene una camilla con la con dato e per sempre είναι God yeah. you.